Well that long black train Got my baby and gone Train, train Coming round, right round the bend Train, train Coming round, right round the bend Well it took my baby It never will again No, not again Train, train Coming down, down the line Train, train Coming down the line Well, it's bringing my baby Cause she's my home oh, oh. Man sin Ma Rain. Come and round around the baby Well it took my baby, but it never will again, it never will again. Κοδέ τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανυλάκης. Το μυστικό σκάφο μα είναι εδώ σε μια περιπέτεια γύρω από τη Γη. Είμαστε εδώ μαζί με τη सिग्βερνίτρια μου και το ήμιο εξωγήινο αόρατο ρομποτικό μας πλήρωμα στο μυστικό διαστημικό σταθμό και εκπέμπουμε τις εشاراتτες μας εκεί κάτω στη Γη. Καμουφλαρισμένοι καθώς βρισκόμαστε για να μην μα ανακαλύψουν οι σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης. Διαπερνούμε το σκοτεινό πέπλο με το οποίο έχουν περικυκλώσει τη γη και στέλνουμε τις συγνότητες μας στους άγνωστους παραλήπτες τους. Από το μυστικό διαστημικό σταθμό, όπως κάθε τρίτη στις 8 πλέον, έτσι και σήμερα, ο μυστικός διαστημικό σταθμός είναι εδώ. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα, για το Paranormal Σύναμα, για τον κινηματογράφο του παραφυσικού. Η πρόφαση φυσικά είναι η έκδοση του νέου μου βιβλίου με το τίτλο Paranormal, το απόλυτο βιβλίο για το Paranormal, το οποίο μπορεί κάποιος να εντοπίσει, να αποκτήσει, να του έρθει στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο κρυφά, από την ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange». Βάλτε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει, η strangepavlaegnarts.com. Το Egnarts είναι το strange ανάποδα, strangepavlaegnarts.com. Εκεί υπάρχει ένα section βιβλία και εκεί στα βιβλία θα ανακαλύψετε το νέο βιβλίο «Paranormal» που ήταν μια μεγάλη έλλειψη για την ελληνική βιβλιογραφία την οποία α, έλλειψη αυτή, νομίζω ότι κάλυψε και με το παραπάνω το μεγάλο αυτό βιβλίο μου συνέθεσα όπως γράφω στην εισαγωγή και συνέγραψα αυτό το μεγάλο βιβλίο που πιστεύω ότι είναι mind-blowing με τα πολλά και παράξενα περιεχόμενά του μπορεί αληθινά να ανατινάξει ε, το μυαλό του αναγνώστη του δεν θα φθίνομαι εγώ βέβαια το έκανα για να παρουσιάσω έναν άλλο κόσμο και δηλώνω με επίγνωση και σοβαρότητα ότι αυτός ο άλλος κόσμος είναι αληθινός, πραγματικός, βιωματικό, εξερευνήσιμος, αλλά δεν είναι κανονικός, είναι παρακανονικός, paranormal. Δεν είναι ακριβώς φυσικός, είναι παραφυσικός. Αυτή η μίση λοιπόν σε έναν άλλο κόσμο... Ε, γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Γίνεται με βιβλία σαν αυτό εδώ, που είναι ένα μεγάλο πακέτο πληροφοριών, ενημερώσεων, ιδεών, ιστοριών, τα πάντα ό,τι θα ήθελε να μάθει κανείς για το παρανόρμαλ και ακόμη παραπάνω, με τα 33 μεγάλα κεφαλαία του. Αλλά αυτός ο άλλος κόσμος εκφράζεται με εκδηλώσεις του σε αυτόν τον κόσμο. Επίσης, μέσα από τις αμέτρητες έρευνες που έχουν γίνει, ε, για τον παρανόρμαλ αυτό κόσμο εκφράζεται με όλα τα ανεξήγητα φαινόμενα και όλα τα παράξενα που συμβαίνουν αλλά εκφράζεται και μέσα από τη λογοτεχνία τα πάντα είναι λογοτεχνία φυσικά δεν διαχωρίζουμε την δοκιμιακή λογοτεχνία από την fiction λογοτεχνία τα πάντα είναι λογοτεχνία εδώ μιλάμε φυσικά για τη λογοτεχνία μυστήριων δηλαδή για εκείνη την Λογοτεχνία για εκείνα τα βιβλία και πάσης φύσος κείμενα τα οποία ε, διερευνούν τα μυστήρια. Μεγάλο κομμάτι λοιπόν της λογοτεχνίας μυστηρίων είναι ε, το παρανόρμαλ πράγματα που έχουν να κάνουν με τα παρανόρμαλ ζητήματα. Ε, φυσικά κάποιος που διαβάσει ένα βιβλίο σαν το παρανόρμαλ μπαίνει σε μια μικρή ή μεγάλη διανοητική και πνευματική περιπέτεια. Ειδικά σχεδιασμένοι όμως από τον υποφαινόμενο, ώστε να προεκτείνει την αντίληψη και τη συνείδησή σας, ίσως και την παιδεία σας. Μάλιστα, συχνά σκέφτομαι ότι ίσως είναι το κατάλληλο βιβλίο, αφού είναι το απόλυτο βιβλίο για το παρανόρμαλ, με τις διηγήσεις και τα ντοκουμέντα εκείνα και με τις γνώσεις και τις ιδέες εκείνες, που μπορεί να δοθεί σε κάποιον καλό προέρετο σκεπτικιστή, ώστε να πιστεί επιτέλους για την ισχύουσα παράξενη πραγματικότητα αυτών των θεμάτων και την ουσία τους. Και ίσως τελικά έτσι να μεταμορφωθεί σε ένθερμο ενδιαφερόμενο. Ε, εντάξει, ξέρω ότι η αναγνώσταση του βιβλίου αυτού είναι άνθρωποι που λίγο ή πολύ ασχολούνται με αυτά τα θέματα, που κάπως έτσι λίγο ή πολύ τους είναι οικεία, αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά θα τους παρέχει μεγάλη νέα πληροφόρηση, updates και νέες εμπνεύσει, πρωτότυπες ιδέες και εισαγωγές σε αυτόν τον άλλο κόσμο. Ενθουσιάζομαι μάλιστα στη σκέψη ενός εντελώς ανενημέρωτου αναγνώστη, που ίσως και εντελώς αν που για πρώτη φορά θα καταδυθεί σε αυτά τα καταπληκτικά θέματα, πρωτόγνωρα για αυτόν ή για αυτήν, με αυτό το βιβλίο. Ίσως δηλαδή να υπάρχει έτσι μια ευκαιρία για κάποιους να εντυπωσιαστούν πολύ, ιδιαίτερα, να πλουτίσει η γνώση και η συνείδησή του και ίσω για πρώτη φορά τόσο, τόσο πολύ για αυτά τα θέματα. Συγκεντρωτικά, με ένα ανέλπιστο πακέτο, με μια ανέλπιστη ανάγνωση. Και το βιβλίο αυτό να του αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη την αντίληψή του για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Με εντελώ νέε και πρωτόγνωρες ίσω για αυτού οπτικέ, ιδέε, ενημερώσει, εμπνεύσει που θα του δοθούν στι σελίδε του βιβλίου μου. Παράδειγμα. Αυτή είναι. Η μεγάλη ελπίδα βέβαια των συγγραφών μου αυτών, ίσως είναι wishful thinking, αλλά αυτό κάνουμε εμείς οι συγγραφείς, ε, ε, ξεπερνάμε το wishful thinking μας και φτιάχνουμε ε, ενδιαφέροντα βιβλία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα σήμερα μία εκπομπή για το paranormal cinema για το paranormal κινηματογράφο, δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εκατομμύρια ταινίες. Μέσα σε αυτέ τι εκατομμύρια ταινίε υπάρχουν αμέτρητε ταινίε που θα μπορούσαν να τι συνδέσει με το paranormal λόγω τη πλοκή του και λόγω τη ε, όλη ιστορίας ιστορία που παρουσιάζουν οι ταινίε αυτέ. Ανάμεσά του υπάρχουν μερικέ πάρα πολύ καλέ ταινίε. σω σε αυτέ θα επικεντρωθούμε σήμερα. Δεν θα μπορούσα να παρουσιάσω τι χιλιάδε ταινίε που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με το paranormal παρά μόνο εκείνε τι καλύτερε που ευθέω και απευθεία συνδέονται με το παρανόρμαλ από την πρόθεσή του. Ε, βέβαια οι ταινίες αυτές συνδέονται με το paranormal Λόγω του background του σκηνοθέτη Λόγω του background του συναριογράφου, οι οποίοι είναι ενημερωμένη συνήθως Πολύ και ένθερμοι ενδιαφερόμενοι Για αυτά τα paranormal ζητήματα Τα οποία κατέληξαν να τα κάνουν ταινίες Και για αυτό το λόγο σηκώνει η συζήτηση Αυτός ο άλλος κόσμος όπως έλεγα Με τον οποίο προσπαθούμε να συνδεθούμε Μέσα από βιβλία σαν το paranormal που όπως είπα μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και να σας ταλεί στο σπίτι σας κρυφά από το αόρατο κολέγιο, ε, εκφράζεται και με την τέχνη. Καταλαβαίνετε, το paranormal και τα ζητήματα αυτά έχουν διαρρεύσει στην ίδια την τέχνη, στο ίδιο το σινεμά, στη ζωγραφική, στα οικαστικά, στην ποιήση, στην α, α, φωτογραφία, σε όλων των ειδών. Τι τέχνες εκφράζεται και το παρανορμαλ Υπάρχει δηλαδή μια παρανορμαλ έμπνευση εκεί έξω Και υπήρχε ανέκαθεν Από την απαρχή του χρόνου προφανώς μέχρι σήμερα Οπότε ξεκινάμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμά μας σήμερα Για το παρανορμαλ σίνεμα Το παρανορμαλ σινεμά Ξέρετε σίνεμα η λέξη προέρχεται από το ελληνικό κίνημα Εξού και κινηματογράφος, σινεματόγραφη. Και έτσι όταν λέμε σινεμά εννοούμε κίνημα, δηλαδή εικόνες που κινούνται. Οπότε μπορούμε να καταδιθούμε λοιπόν σε αυτές τις κινούμενες ιστορίες μιλώντας για τις paranormal που θέλουμε να παρουσιάσουμε σήμερα στην εκπομπή μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με τις ιδιαίτερε μουσικές μας. Εδώ μιλάμε για την ε, ε, ύψιστη τέχνη του κινηματογράφου, της εναλλακτικής γνωσιολογίας. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και καλώς ήρθατε στις συχνότητέ μας που εκπέμπονται από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και αναμεταδίδονται κάθε τρίτη στις 8 πλέον από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Μα ακούει άραγε κανείς εκεί έξω. Το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, Οπως κάθε Τρίτη στις 8 πλέον, ο μυστικό διαστημικό σταθμό είναι εδώ και εκπέμπει τι συχνότητέ του εκεί κάτω στη γη που αναμεταδίδονται από το Internet Radio αλμπίτο 14. Κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο Paranormal Cinema, με την πρόφαση πάντα της κυκλοφορίας του νέου μου βιβλίου «Παρανόρμαλ», το απόλυτο βιβλίο για το υπερφυσικό. Βέβαια, το "Paranormal" στι ταινίε πολύ συχνά, όπως ξέρετε, έχει στενή σύνδεση πάρα πολλές φορές με τα λεγόμενα «Ghost Stories», από που προέρχεται, ας πούμε, και όλη μας η αντίληψη για τα φαντάσματα. Καθοριστικότατη επιρροή στην αντίληψη του δυτικού κόσμου περιφαντασμάτων έχουν ασκήσει συγκεκριμένοι μεγάλοι συγγραφείς της φανταστικής λογοτεχνίας. Με το ζήτημα των ghost stories και τους συγγραφείς αυτούς έχω ασχοληθεί στο 28ο κεφάλαιο του μεγάλου βιβλίου μου για το paranormal με τον τίτλο «Ghost Stories». Ε, Αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς της φανταστικής λογοτεχνίας του παρελθόντος με τα δημοφιλή στην εποχή τους έργα τους καθιέρωσαν τα αξιοθαύμαστα παράξενα λογοτεχνικά διηγήματα και μυστορήματα το αξιοθαύμαστα παράξενο λογοτεχνικό είδος των ghost stories δηλαδή των ιστοριών φαντασμάτων. Μιλάμε για δεκάδες αξιόλογους συγγραφεί και εκατοντάδες μπορεί και έργα στις σελίδες των οποίων κυριολεκτικά βρίσκονται όλες οι σύγχρονες πεπιθήσεις περί φαντασμάτων είτε μέσα στα πλαίσια της έρευνας του παρανόρμαλ είτε έξω από αυτά. Μιλάμε για τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα ε, έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι, στην πραγματικότητα, πολλές από τις πιο ανησυχητικές ιστορίες φαντασμάτων και τις παράξενες αντιλήψεις που τις συνοδεύουν προέρχονται στην ουσία από την πένα αυτών των μεγάλων συγγραφέων. Οι ιδέες τους γνώρισαν και γνωρίζουν ακόμη έμεσα πάρα πάρα πολύ μεγάλη διάδοση. Νομίζω ότι σύμφωνα με την αρκετά μεγάλη υποπτία μου πάνω στο θέμα, ο πρωτοπόρος των ghost stories πρέπει να ήταν ο καταπληκτικός Ιρλανδός συγγραφέας του φανταστικού Τζόζεφ Σέρινταν Λεφανού 1814-1873 ο οποίο. Κυρίως με τα παράξενα διηγήματά του επηρέασε τους πάντες αυτό το λογοτεχνικό και όχι μόνο. Οι σημαντικότερες ρίζες των περισσοτέρων κοστόρις που ξέρουμε βρίσκονται στην ουσία στις σελίδες των διηγημάτων ε, και των συλλογών διηγημάτων του Σεριντάν Λεφανού. Ο μόνο αξιόλογο συγγραφέα στο θέμα πριν από τον Λεφανού ήταν φυσικά κυρίω ο μεγάλο Edgar Allan Poe, ο οποίο έτσι κι αλλιώ θεωρείται ο πατέρα όλη τη σύγχρονη φανταστική λογοτεχνία. Και ο συγγραφέα που πήρε τη σκητάλη των Ghost stories από το Σεριντάν Λεφανού και τα μετέτρεψε σε ακόμη περισσότερο δημοφιλέ ανάγνωσμα και επίση επηρέασε του πάντε σε αυτό τον τομέα ήταν ο θρυλυκό λόγιο καθηγητή τη Οξφόρδη. Μοντάγκιου Ροτζ James 1862 1862-1936. Περισσότερο γνωστό ω M.R. Τζέιμ. Ήταν μάλιστα και μία από τι ε, ε, 5-6-7, α πούμε, βασικέ του Χάουαρτ Φίλιπ Λαβκράντ. Που μαζί με τον Edgar LaPoe είναι στην ουσία οι πατέρε του παλαιότερου και του σύγχρονου φανταστικού. Ε, εντάξει, μετά από τον Σεριντάλ Φανού και τον M.R. James, είναι δεκάδες συγγραφείς που πήραν τη κοιτάλοι και δημιούργησαν όλο αυτόν τον κόσμο των ghost stories, τη λογοτεχνία φαντασμάτων, που όπως είπα, μεγάλο κομμάτι αναπαράγεται στη σύγχρονη εποχή, στον 20ο αιώνα και τώρα στον 21ο, μέσα πλέον από τον κινηματογράφο, από τις επιρροές αυτών των παλαιότερων ιστοριών. Και γι' αυτό ας πούμε αναφέρθηκα σε αυτό, έχω ε, όλους αυτούς τους συγγραφείς και τις επιρροές που δημιούργησαν και λεπτομέρειες για, τα, ε, για το είδος των Ghost Stories, όπως είπα στο 28ο κεφάλαιο Ghost Stories του βιβλίου μου «Paranormal». Και μπορούμε ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο, το «Paranormal Cinema. Έχοντα υπόψη μου είμαι φαν από πολύ νεαρός του φανταστικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα των ταινιών που έχουν να κάνουν με το Supernatural, πασφίσεως έχω υπόψη μου αμέτρητες κυριολεκτικά ταινίες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν ε, αλλά και που θα μπορούσα να τις εκθέσω με ένα τρόπο λεπτομερές ας πούμε σε ένα βιβλίο ειδικό ή σε ένα μεγάλο δοκίμιο ή σε μια εκπομπή σαν και αυτήν. Το θέμα είναι ποιες να πρωτοπαρουσιάσεις, καταλαβαίνετε και ποιες να ε, μιλήσει περισσότερο ή λιγότερο για αυτές και πάνω απ' όλα πώς να το ξεκινήσεις, με ποια ταινία. Προβληματιζόμενος λοιπόν και το συζητώντας το με τη συγκυβερνήτριά μου η οποία είναι και αυτή η θαυμάστρια του κινηματογραφικού είδους αυτού ε, καταλήξαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε αυτό το paranormal σίνεμα αφιέρωμα του μυστικού διαστημικού σταθμού με ένα βιβλίο το οποίο έγινε ταινία, φυσικά πολλέ από τις ταινίες αυτές προέρχονται από βιβλία και το βιβλίο είναι το The Haunting of Hill House Sir Σίρλεϊ Jackson, μια καταπληκτική γυναίκα συγγραφέα ε, βιβλίων του φανταστικού και του τρόμου και του supernatural, ε, πολύ και μιλάμε βέβαια τώρα εδώ και για ένα πολύ κλασικό και πολύ βραβευμένο βιβλίο. Το The Hunting of Hill House, Το στίχημα του σπιτιού πάνω στο λόφο. Ε, το The Haunting of Hill House γράφτηκε το 1959 ή τουλάχιστον τότε ε, πρωτοκυκλοφόρησε και δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση όχι μόνο στον χώρο του λογοτεχνικού φανταστικού αλλά και στο παρανόρμαλ cinéma. Μάλιστα οι επιρροέ του διαρκούν μέχρι σήμερα όπως θα δείτε με αυτά που θα σας πω τώρα. Ε, η... Να πω δύο λόγια για την πλοκή του βιβλίου. Θα προσπαθήσω να σας πω επίσης, θα προσπαθήσω όσο μπορώ, όσο καλύτερα μπορώ να μην κάνω για τις ταινίες που θα μιλήσουμε σήμερα... να μην κάνω ιδιαίτερα spoilers. Είναι αδύνατον χωρίς να κάνω κάποιο έστω ελάχιστο μικρό spoiler... θα προσπαθήσω να μην κάνω μεγάλα. Ε, να μην προδώσω δηλαδή την ε, πλοκή ας πούμε των ταινιών. Οπότε εδώ τώρα μιλώντας για το βιβλίο της Σίριλε Jackson, το The Haunting of Hill House... Ε, του 1959... η πλοκή είναι ένας πολύ... Ε, ε, αξιόλογος ερευνητής του παρανόρμαλ, τον οποίο ονομάζει Montague, που μας φέρνει βέβαια στο μυαλό των Montague-Ros James, τον M.R. James, α πούμε, αν θέλετε τη γνώμη μου, ε, έχει αποφασίσει να αποκτήσει τελεσίδικες αποδείξεις ε, για την ύπαρξη των παρανόρμαλ φαινομένων. Κρίνει λοιπόν ο ερευνητής αυτός ότι η καλύτερη και πιο μεγάλη και πιο εντυπωσιακή εκδήλωση παρανόρμαλ φαινόμενων γίνεται στα λεγόμενα στοιχειωμένα σπίτια ε, και στα διάφορα στοιχειώματα. Βρίσκει λοιπόν ένα ε, τέτοιο πολύ βαριά στοιχειωμένο σπίτι ε, στο οποίο συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα φαινόμενα και καλεί σε αυτό το σπίτι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζει ότι έχουν παρανόρμαλ εμπειρίε. Ε, θέλει δηλαδή να συνδυάσει τον τόπο με τον άνθρωπο δηλαδή τον στοιχειωμένο τόπο των παρανόρμαλ με τον παρανόρμαλ άνθρωπο αυτός που έχει συχνές παρανόρμαλ εμπειρίες τους ιδιαίτερους ανθρώπους δηλαδή να τους βάλει μαζί ε, μέσα στο χωρόχρονο του, του στοιχειώματος του και να παρακολουθεί τι θα γίνει να τους κλειδώσει με λίγα λόγια, εκεί μέσα και να δει τι θα συμβεί και να καταγράψει τα πάντα που θα συμβούν Α, αυτό είναι η αρχική πρόθεση, ας πούμε, εισαγωγή, σαν να λέμε, του βιβλίου «The Hunting of Hill House» της uh, Shirley Τζάξον. Φυσικά, ε, στην πλοκή του βιβλίου αυτού συμβαίνουν ένα σωρό εντυπωσιακά παρανορμαλ πράγματα με πολλές προεκτάσεις και είναι πραγματικά ένα στοιχειωτικό βιβλίο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό το στοιχειωμένο σπίτι... Ε, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου και στο οποίο ας πούμε ενδιαφέρθηκε αυτός ο ερευνητής και στο οποίο έχουν διάφορες παράξενες εμπειρίες μερικοί ιδιαίτεροι άνθρωποι είναι μια καλή παραβολή για αυτόν τον παρακανονικό κόσμο που έλεγα στην αρχή ε, φανταστείτε ότι το σπίτι αυτό είναι ο κόσμος μας ένας τυχιωμένος κόσμος a planet όπως ε, ε, έδωσε αυτόν τον τίτλο σε ένα πάρα πολύ καλό ε, βιβλίο του ε, ο Τζον Κιλ, ένας από τους ε, σημαντικούς ερευνητές του paranormal και της ουφολογίας και όχι μόνο. Our haunted planet, ε, ο στοιχειωμένος μας κόσμος. Αυτός ο στοιχειωμένος κόσμος είναι το, ε, το Hill House στην προκειμένη παραβολή. Όλα τα παρακανονικά πράγματα συμβαίνουν εκεί αλλά είναι οι, αυτοί που το ψάχνουν και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν τέτοιες εμπειρίες που είναι αυτοί που συμμετέχουν στις περιπέτειες οι, οποίοι, οι οποίες προκαλούνται μέσα στο χίλ House, μέσα στον στοιχειωμένο κόσμο μας όπου όλα μπορούν να συμβούν εκεί μέσα και όλα συμβαίνουν Λοιπόν, αρχής λοιπόν από το The Honting ο χίλ του 1959 τώρα το αφιέρωμά μα για το Paranormal Cinema, ε, είναι το βιβλίο αυτό της E.L.A. Jackson, γίνεται μια πάρα πολύ ε, διάσημη, τουλάχιστον για την εποχή της, ταινία το βιβλίο αυτό. Ε, η ταινία αυτή ε, δεν είναι η πρώτη που γυρίστηκε για το, από το βιβλίο, είναι η δεύτερη, αλλά είναι η πιο διάσημη και γι' αυτό θα αναφερθώ σε αυτήν αυτή τη στιγμή. Είναι... Το βιβλίο έχει το τίτλο «The Haunting of Hill House», το στίχιωμα του Hill House. Αλλά η ταινία λέγεται «The House on Haunted Hill». Κρίνανε προφανώς οι σανεριογράφοι ότι είναι, ο τίτλος αυτός είναι πιο περιγραφικός. Ε, «Το σπίτι πάνω στο στοιχειωμένο λόφο». «The House on Haunted Hill». Ε, είναι, η ταινία βγαίνει ε, αυτή κατευθείαν το 1959, την ίδια δηλαδή χρονιά... Που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Δεν είναι πάρα πολύ πιστή η ταινία στο βιβλίο, αλλά είναι αρκετά πιστή σε σχέση με άλλα remakes που έχουν γίνει αργότερα. Πρωταγωνιστή φυσικά ο μεγάλο αυτό ηθοποιό του φανταστικού κινηματογράφου, ο Vincent Price, όπου παίζει το ρόλο του Montagu, δηλαδή αυτού του ερευνητή Paranormal. Μόνο που στην ταινία είναι ένα ακεντρικό πολυεκατομμυριούχο, ο οποίο είναι πολύ και ο οποίος, ε, Βάζει ένα στίχημα, το κάνει δηλαδή κάπως σαν παιχνίδι το πράγμα στην ταινία. Το στίχημα είναι δε θυμάμαι το ποσό τώρα ας πούμε 100.000 δολάρια σε όποιον καταφέρει να διανυκτερεύσει στο σπίτι αυτό. Ε, να μείνει εκεί μέχρι το πρωί δηλαδή. Ε, μαζεύει έναν αριθμό ανθρώπων που συμμετέχουν στο, στην περιπέτεια αυτή και τους κλειδώνει μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούν να βγουν έξω, τα παράθυρα είναι σφραγισμένα, οι πόρτες κλειδωμένες όλες, δεν υπάρχει ρέντιο, δεν υπάρχει τηλέφωνο, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο και εκεί με διάφορους τρόπους παρακολουθεί την εξέλιξη ας πούμε των περιπέτειών τους μέσα στο ε, «House on Haunted Hill». 1959 λοιπόν σκηνοθεσίας William Castle Πάρα πολύ καλό σκηνοθέτης της παλιάς εποχής Διερευνήστε τον ε, Θέλω εδώ να πω κάτι που ήθελα να πω πιο πριν και το ξέχασα Και με συγχωρείτε γι' αυτό Να κάνω μια παρένεση να, προς τους ε, ακροατές μου ε, Ωραίο θα ήταν εσείς που ενδιαφέρεστε για αυτά τα πράγματα Να πάρετε ένα ε, σημειωματάριο, ένα χαρτί Και ένα στυλό ή ένα μολύβι Και να σημειώνετε αν θέλετε τις ταινίες, τις χρονολογίες τους, τους σκηνοθέτε ή κάποια ταινία που σας έκανε εντύπωση από αυτές που θα συζητήσουμε σήμερα. Η εκπομπή αυτή φυσικά είναι αρχειακη όπως καταλαβαίνετε. Μπορείτε βέβαια πάντοτε να την ακούτε ε, όποτε θέλετε... και να τη συμβουλεύεστε για τις κινηματογραφικές εξερευνήσεις σας. Μόλις λοιπόν ανέφερα την ταινία ε, «The House on Haunted Hill» του 1959 που είναι μια κάπως μεταφορά του βιβλίου της Cyril L. Jackson, The Haunting of Hill House, με κάποιες παραλλαγές. Όμως μια αρκετά πιο ακριβή ταινία ως προς το βιβλίο, ε, γυρίσκεται το 1963, η ταινία The Haunting, το στοίχιωμα, του Robert Wise. Robert Wise, που είναι μια παραλλαγή πάνω στο θέμα, επίσης κυρίως βασισμένη στο The Haunting of Hill House της Cyril L. Jackson. Το The Haunting, λοιπόν, του 1963, σκηνοθεσίας και σεναρίου Robert Wise. Σημαντικό σκηνοθέτης ο Robert Wise, ε, σε αυτούς που δεν τον θυμούνται καλά ή δεν το γνωρίζουν, ε, θα πω μόνο ότι είναι ο θρυλικός σκηνοθέτης, ο Robert Wise, που έκανε την καταπληκτική ταινία «The Day the Earth Stood Still» ε, του 1951 την πρώτη μάλλον ουφολογική ταινία. Δεν είχε καλά καλά δηλαδή, καταλαγιάσει η πρώτη φασαρία για την αρχή της ουφολογίας το 1947, ε, ως που ήδη με, μετά από τρία χρόνια ε, ο κινηματογράφος έκανε κατσαπ με την ουφολογία και γύρισε την πρώτη ταινία. Από την ταινία αυτή βέβαια προέρχεται και η, μέχρι σήμερα κρατεί πεποίθηση ανόητη κατά βάση, Πολλών ανθρώπων που περιμένουν τους λεγόμενους εξωγήινους να προσγειωθούνε με τους φταμένου δίσκους του στο χορτάρι του λευκού οίκου και να παρουσιαστούν εντό εισαγωγικών επίσημα. Προέρχεται λοιπόν από αυτή την ταινία αυτή η υπεποίθηση γιατί α, έτσι ξεκινάει. The Day the Earth Stood Still λοιπόν του Robert Wise του 1951. Ο ίδιος ο Robert Wise το 1963 έκανε και την καταπληκτική αυτή ταινία, το The Haunting, βασισμένο στο «The Haunting of Hill House» της Cyril uh, Τώρα, όπως είπα, το 59 ήδη είχε γυριστεί από τον William Castle... η ταινία uh, «The House on Haunted Hill». Uh, αυτό αποτέλεσε, ας πούμε, uh, ένας τίτλος... ο οποίος προχώρησε και σε περισσότερα remake. Αν θυμάμαι σωστά, γύρω στο 99 υπήρξε ακόμη ένα remake... της ταινίας αυτής με τον ίδιο τίτλο. Και επίση «The House on Haunted Hill» είδε «Hunting of δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε. υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σειρά στο Netflix... που είναι επηρεασμένη σε ένα βαθμό από το βιβλίο αυτό το παλιό της Riley Jackson... και από όλη αυτή τη σειρά ταινιών και τα remakes τα οποία έχει γνωρίσει η ιστορία αυτή. Αλλά και από την ταινία, όπως είπα, του, του William Castle του 59 προέρχεται και όλη αυτή η φάση που λέμε να βάλουμε ένα στοίχημα ποιος, ποιος θα κοιμηθεί μέσα στο ε, συγκεκριμένο σπίτι. Δηλαδή η ιδέα αυτή είναι από την ταινία αυτή που το, το έχετε ακούσει πολλές φορές από το 1959 τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μας είναι αυτό το uh, House on Haunted Hill και εμείς που διερευνούμε για το paranormal Εκτός από το ότι εφοδιάζουμε το σπίτι με το σχετικό μεγάλο βιβλίο το οποίο έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία του σπιτιού, διερευνούμε και αυτόν τον παρακανονικό, παραφυσικό κόσμο, ο οποίο είναι αληθινός. Δεν είναι απλά ghost stories ή ταινίε του paranormal cinema. Και για όλα αυτά μπορείτε να ενημερωθείτε και να ταξιδέψετε, να συνταξιδέψετε μαζί μου σε αυτό το νέο βιβλίο για το paranormal, το οποίο όπως είπα μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και να σας έρθει στο σπίτι σας κρυφά από τις εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο. Και όπως πάντα, παρόλο που συνεχίζω να είμαι αόρατο, αναρωτιέμαι υπάρχει κανείς τουλάχιστον που να με ακούει εκεί έξω. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκεί κάτω στη γη, χωρί να μα αντίληφθουν οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη. Γι' αυτό και μπορείτε να ακούτε τι συχνότητέ μα, καθώ αυτέ αναμεταδίδονται τολμηρά από το Ιντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Κάνουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα όπως είπα στο Paranormal Cinema με πρόφαση τη κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου μου Paranormal το απόλυτο βιβλίο για το Paranormal. Ένα πακέτο μεγάλο ιδεών, πληροφοριών, updates, ενημερώσεων και διηγήσεων πρωτότυπων ιδεών και πολλών άλλων ζητημάτων που περιέχονται στα 33 μεγάλα κεφάλαια του. Ε, μία μεγάλη έλλειψη για την ελληνική βιβλιογραφία η οποία ελπίζω ότι καλύφθηκε με αυτό το mind-blowing βιβλίο ή έτσι θέλω να ελπίζω, εσείς θα το κρίνετε Παρανόρμαλ σίνεμα λοιπόν, παρανόρμαλ κίνημα ή παρανόρμαλ κίνηματογράφος ε, Μιλήσαμε για ε, στοιχιώματα ε, αυτό κατευθείαν μας φέρνει στο μυαλό την ερώτηση, οι άνθρωποι που πήγανε στο Hill House, στο Haunting of Hill House ή στο House on Haunted Hill, ε, όταν φύγανε μετά, τα paranormal εκεί φαινόμενα και τα στοιχεώματα τους ακολούθησαν. Ήδη μιλάνε, ε, βλέπω, τα τελευταία χρόνια, ε, μετά από τις ε, καταπληκτικές έρευνες στο Skinwalker Ranch, από την ομάδα του Robert Bigelow, μιλάνε για το Hitchhiker effect. Δηλαδή για το πώς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί στο, πήγαν εκεί στο Skinwalker Ranch uh, και παρακολούθησαν εκεί και συμμετείχαν σε πολλά παράξενα uh, ανεξήγητα φαινόμενα uh, τους ακολούθησαν αυτά στο σπίτι τους ακόμα και αν το σπίτι του ήταν σε άλλες πολιτείες αυτό το hitchhiker effect παίζει και ίσως αυτό να περιγράφει και μια και μιλάμε για το Paranormal Cinema, υπάρχει φυσικά μια καταπληκτική ντοκιμαντέρ ταινία. Μια και ανέφερα το Skinwalker Runs, mm. ε, το The Hunt for the Skinwalker, ε, καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του Τζέρεμι Κορμπέλ. Βασισμένο βέβαια στο βιβλίο ε, του ε, George Knapp και του Colm Kellacher, ε, The Hunt for the Skinwalker. Αναζητήστε την, αυτή την ταινία ντοκιμαντέρ, είναι καταπληκτική. The Hunt for the Skinwalker Jeremy Κορμπέλ. Λοιπόν, ίσως αυτό να συμβαίνει και στην ταινία «It Follows». Μια και τα ανέφερα αυτά, του 2014, σε ακολουθεί δηλαδή, «It Follows». Του 2014, του σκηνοθέτη David R. Mitchell, όπου βλέπουμε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το πώς ένα στοίχιομα ακολουθεί την πρωταγωνίστρια της ε, ταινίας. Αλλά σκεπτόμενος έτσι για την ιστορία αυτή με τα στοιχειωμένα σπίτια και μετά αυτά, ε, φυσικά έρχεται κάποιος και μιλώντας για το paranormal σίνεμα εύκολα θα έρθει στο μυαλό κάποιου η θριλική πλέον ταινία Sixth Sense η έκτη αίσθηση του M. Night Shyamalan του 1999 με τον Bruce Willis η ταινία αυτή η κλασική φυσικά είναι δύσκολο να μιλήσεις για την ταινία χωρίς να κάνεις το μεγάλο spoiler το twist της ταινίας που λέμε Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που με ακούτε την έχετε δει, την έκτη αίσθηση, το 60 Cents. Αλλά παρόλα αυτά θα αποφύγω να κάνω το μεγάλο spoiler ε, Θα θυμηθούμε μόνο την ατάκα της ταινίας που είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος βλέπει, όπως το λέει και ο ίδιος, «I see dead people». Βλέπω νεκρούς. Και ο ψυχολόγος ο οποίος καλείται ας πούμε να λύσει το ένιγμα αυτού του ε, παιδιού ο οποίο έχει την έκτη αίσθηση και μπορεί να βλέπει τους νεκρούς. Υπάρχει εδώ βέβαια ένα twist μεγάλο που είναι η μεγάλη ιδέα της ταινία του M. Night Shyamalan. Ο Shyamalan μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολύ καλέ ταινίε. υπάρχουν πολλοί που τον κριτικάρουν και λένε ότι ορισμένες ταινίε του δεν είναι καλέ κλπ. Εγώ δεν συμφωνώ, ό,τι έχει γυρίσει ο M. Night Shyamalan είναι από πολύ καλό μέχρι πάρα πολύ καλό. Η αγαπημένη μου ταινία του νομίζω είναι το «Science» το Ιονός νομίζω έχει βγει στα ελληνικά, με τον Μελ Γκίπσον και τον Γιώακιν Φίνιξ, που είναι ας πούμε φυσικά το παλιό καλό ζήτημα της εισβολής εξωγήινων. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει παρουσιαστεί στην ταινία αυτή έχει ενδιαφέρον από τον Έμνα Έτσι Χιάμαλαν. Πάρα πολλές άλλες καλές ταινίες. Έχω ξεχωρίσει και μία από τις του, του 2016, το Σκλίτ που είναι αυτή η ιστορία για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι απλώς διχασμένη προσωπικότητα, αλλά έχει πολλαπλές προσωπικότητες. Δείτε την το Split του 2016, για το μεγάλο μυστήριο, το μεγάλο paranormal φυσικά μυστήριο του των πολλών εαυτών μας. Ή τέλος πάντων του πρωταγωνιστή και τι κάνει με αυτού τους εαυτού. Πρέπει να τη δείτε την ταινία Split του Emnaet Schiammelan αν δεν την έχετε δει. 2016. Ε, ε, δεν χρειάζεται να αναφέρομαι τώρα εδώ Στι ταινίε του M. Night Shyamalan με ε, λεπτομέρεια Αυτές που ξεχωρίζω είναι το The Village ε, του Shyamalan, το, όπως είπα το Science, το The Happening φυσικά που είναι πολύ ανησυχητική ταινία, μια από τις πιο ανησυχητικές που έχουμε δει, το The Happening Και όπως σας είπα πάρτε χαρτί και στυλό και σημειώνετε ε, εσείς που είστε κινηματογραφόφιλοι αυτό που λέμε συνεφίλ για να κάνετε μία μικρή οδήσια, ένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι ή έστω πια υποποιεία γιατί όχι στο paranormal cinema έτσι όπως το παρουσιάζουμε σήμερα με τις αναφορές που μικρές ή μεγάλες που κάνω και θα κάνω η, το Sixth Sense εγώ το βλέπω κάπως συνδεδεμένο Λόγω του twist που έχει η ταινία Λόγω αυτής της αντιληπτικής αλλαγής που γίνεται Ας πούμε, από κάποια στιγμή και μετά στην ταινία Με την επίσης θρηλική ταινία The Others Η ταινία αυτή είναι του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ Του 2001 The Others με την Nicole Kidman ε, Όπου επίσης έχουμε εδώ ένα Hunting of Hill House Δηλαδή έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι στοιχειωμένο Από τους ενίκους του. Δείτε οπωσδήποτε όσοι δεν έχετε δει αυτές τις ταινίες που κατά τη γνώμη μου συνδέονται ε, με την πλοκή τους, μεταξύ τους. Το The Others 2001 και το Sixth Sense του 1999. Το The Others όπως είπα είναι το Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Και πολλοί θα σκεφτούν τι πρωτότυπη πλοκή που είναι αυτή στο The Others. Ε, δυστυχώς, δεν είναι original. Η original ε, ταινία που είχε την πλοκή αυτή είναι η ταινία Haunted, στοιχειωμένη. «Haunted» ε, του 1995, δεν έχει καμία σχέση με το «The Haunting» του Robert Wise που έλεγα, που είναι απευθείας από το βιβλίο του Συρίλη Τζάξον. Εδώ έχουμε απλώς μία περιχώρηση μεταξύ τριών ταινιών, το Six Sense», το «The Others» και το «Haunted» του 1995, του Louis Gilbert. Και εδώ έχουμε την ίδια περίπου πλοκή, το πώς μία έπαυλη είναι στοιχειωμένη ε, πως οι ένικοι της έπαυλη αυτή ε, ε, περιπλέκονται τελικά μες στο μυστήριο αυτού του στοιχειώματος δεν θέλω να κάνω το spoiler ε, αλλά έχουν μια συνάφεια αυτές τις ταινίες μεταξύ τους το Sixth Sense, το The Others και το Haunted η... Για μένα που είμαι πολύ κινηματογραφόφιλος έχω σπουδάσει κιόλας κινηματογράφο και σκηνοθεσία ε, είναι Υπάρχει μια ταινία που είναι ιδιαίτερα παρανορμαλ για μένα, ιδιαίτερα τρομακτική, έχει πολλές προεκτάσεις, θα μπορούσα να γράψω ένα μεγάλο δοκίμιο για αυτή την ταινία, εσύ το κάνω κάποτε. Είναι, έχει και ένα καταπληκτικό τίτλο, είναι θριλική η ταινία για αυτούς οι οποίοι είναι κινηματογραφόφοι, τη γνωρίζουν, εσείς οι υπόλοιποι ίσω τη μαθαίνετε τώρα, σημειώστε την, είναι το Don't Look Now. Μην κοιτάς τώρα, Don't Look Now. Η ταινία είναι του μεγάλου σκηνοθέτη Νίκολας Ρέγγ του 1973 με πρωταγωνιστή τον Ντόναντ Σάδερλαντ στη Βενετία. Ε, δεν έχει να κάνει βέβαια με εκείνο το παλιό βιβλίο με το θάνατο στη Βενετία αλλά ίσως να σα το θυμίσει έστω, έστω λίγο. Η ταινία λοιπόν λέγεται Don't Look Now. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο επισκεπτόμενο τη Βενετία χάνει τη μικρή κόρη τη μικρή κόρη τους αυτό το ζευγάρι στα στενά εκεί και στα κανάλια της Βενετίας και προσπαθούν να την βρούνε και αφού εμπλέκονται σε διάφορες παρανόρμαλ περιπέτειες αφού συναντούν mediums τελικά φτάνουν στην τελείως δαιμονική καρδιά της Βενετίας παρασιρώμενοι ε, από την αναζήτηση τους ε, για την χαμένη μικρή κορούλα τους που φοράει ένα κόκκινο αδιάβροχο φορώντας την κουκούλα επίσης το αδιάβροχο αυτού Ακολουθούν σε όλη τη Βενετία αυτό το κόκκινο αδιάβροχο. Λοιπόν, Don't Look Now, του Νίκολα Ρέγκ. Ο Νίκολα Ρέγκ, παλαιότερα, θεωρούσα ότι ήταν ένα από του πολύ αγαπημένου μου σκηνοθέτε. Πριν ανακαλύψω και κολλήσω τελικά με τον Ντέιβιτ Lynch, που θεωρώ, α πούμε, πήρε τη θέση κάπω του Νίκολα Ρέγκ σε μένα. Ο Νίκολα Ρέγκ είναι ένα μεγάλο σκηνοθέτη, έχει κάνει καταπληκτικέ ταινίε. Θα πρότεινα σε όλου σα να ε, ε, βρείτε την φιλμογραφία του και να τι δείτε όλε τις ταινίε του από το performance στο οποίο παίζουν από τον Mick Jagger, τον Rolling Stones μέχρι τον Χόρχε Luis Μπόρχε, μέχρι το Insignificance με την Τερέζα Ράσελ όπου στα ελληνικά είναι γνωστό και με τον τίτλο Μια νύχτα με τη Μέριλιν που είναι η συνάντηση Einstein και Marilyn Monroe Μέχρι το track 29, δεν είναι πολλέ ταινίε και έχει κάνει και ο Νίκολα Ρέγκ επίση το The Man Who Fell to the Earth. Ο άνθρωπο που έπεσε στη γη με τον David Bowie, όπου ο Bowie παίζει δηλαδή τον εαυτό του, έναν εξωγήινο γιατί και ο Bowie εξωγήινος ήταν. Όπω θα διαπιστώσετε και αν δείτε την ταινία αυτή. Το The Man Who Fell to the Earth του Νίκολα Ρέγκ. Η καταπληκτικότερη ταινία του για μένα, από τι παρα... πιο μυστικιστικέ ταινίε που ξέρω είναι το Eureka, έβρικα με τον Τζίνι Hackman. Τον Ρούκερ Χάουερ και άλλου ε, γυρισμένοι στην Αλάσκα. Ε, τι να πει κανεί για τι ταινίε του Νίκολα Ρεκ. Εδώ, τώρα αναφέρθηκα στην καταπληκτική ταινία του Don't Look Now του 1973 του Νίκολα Ρέγκ με τον Ντόναλτ Σάτερλαντ. Αυτά φυσικά πάνε πολύ πίσω έτσι. Δηλαδή, ε, ίσως διαπιστώσετε ότι οι καλύτερε ταινίε είναι οι παλαιότερε ταινίε φυσικά πάντα. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε συζητήσει μαζί για την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά αν θα συζητούσαμε, εγώ θα σας έλεγα την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι, και δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι ο κινηματογράφος τελείωσε το 1940 περίπου. Ο αληθινός κινηματογράφος. Νομίζω μάλιστα ότι μπορούσαμε να πούμε ότι η τελευταία ταινία του αληθινού κινηματογράφου είναι το πολίτη το «Citizen Kane» του Orson Welles το 1940 που φυσικά είναι μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, αν όχι οι καλύτεροι. Βέβαια, ε, ε, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα το διαπιστώσετε, αν ποτέ ασχοληθείτε με το παλαιότερο σινεμά του 1940, από το 1900 ας πούμε, το 1940. Ήταν ο Αριθμό κινηματογράφος, οι κινηματογραφιτές καλλιτέχνε ήταν ελεύθεροι, να λειτουργήσουν όπω θέλουν ή σχεδόν όπω θέλουν, όσο θέλουν, το εμπορικό στοιχείο στο σινεμά μπήκε περίπου μετά από εκείνη τη δεκαετία, το 1940. Βέβαια, θα μου πείτε μα καλά, όλε οι καταπληκτικέ ταινίε που έχουν γυριστεί από το 1940 μέχρι σήμερα, Ναι, είναι εξαιρέσει. Είναι ε, τις ταινίε αυτέ θα μπορούσα να τι ε, ε, σημειώσω όλε σε ένα μικρό σημείωματάριο. Φυσικά υπάρχουν και μεγάλε σκηνοθέτε. Ανέφερα τον Ντέιβιτ Λίντ, τον Νίκολα Ρεκ για παράδειγμα. Ε, όλοι αυτοί οι σκηνοθέτε είναι εξαιρέσει ανάμεσα στα εκατομμύρια σκηνοθέτε που υπάρχουν και στι εκατομμύρια ταινίε, οι οποίε οι περισσότερε κατά τη γνώμη μου είναι αδιάφορε ή σχεδόν αδιάφορε μπροστά στι παλιέ ταινίε ή και επαναλήψει στην ουσία, επαναεισαγωγέ των παλιών ιδεών, των παλιών ταινιών, οι οποίε είναι σχεδόν όλε αριστορυγηματικέ πριν από το 1940-45. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και επαναλήψεις στην ουσια επαναεισαγωγε των παλιων ιδεων των παλιων ταινιων οι οποιε ειναι σχεδον όλες αριστορυγηματικε πριν απο το 1940 45 αυτη ειναι η προσωπικη μου αποψη και μιλωντα γι' αυτό. Είναι και τόπα αυτό. Ας αναφέρω ε, μια ταινία που με ενθουσιάζει ε, του 1928. Είναι η ταινία West of Zanzibar, δυτικά της Ανζιβάρης. West of Zanzibar. Η ταινία είναι του 1928, του μεγάλου σκηνοθέτη, επίση πολύ αγαπημένου μου, του Τοντ ε, Μπράουνιγκ. Πρωταγωνιστής ο Λον ο θρυλικότερος ηθοποιό όλων των εποχών, ο Λοντ Τσάνεϊ. Ο άνθρωπο με τα χίλια πρόσωπα, όπω έχει μείνει να λέγεται, ακριβώ επειδή σε πάρα πολλέ ταινίε μεταμφιεζόταν καταπληκτικά. Έχει παίξει το Φάντασμα τη Όπερα, έχει παίξει το West of Zanzibar, έχει παίξει το London After Midnight, τη θρυλική αυτή χαμένη ταινία, που είναι μία από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κινηματογράφου, αυτή η ταινία. Το London After Midnight, του Λοντ Τσάνεϊ, η οποία χάθηκε η ταινία αυτή. Ε, παίχτηκε κάποιο καιρό και μετά χάθηκε και δεν υπάρχει πλέον κόπια της έχουμε μόνο φωτογραφίες της μάλιστα πρόσφατα ε, είδα κάπου ένα απόσπασμα σε κάποιον συλλέκτη ας πούμε που είχε ένα μικρό απόσπασμα τη ταινία, πολύ μικρό, ένα λεπτό ε, υπάρχουν μόνο φωτογραφίες αναζήτησε τις καταπληκτικές φωτογραφίες του London After Midnight στο ίντερνετ για να δείτε τον Λόντ Τσάνεϊ πώς είναι καταπληκτικά παρουσιασμένος και μεταφιεσμένος και καταπληκτικό performance ως μπαμπούλα, ως the boogie man. Λοιπόν, η, μάλιστα α, το έχω χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία αυτή από, του Λόντ Τσάνεϊ από το London After Midnight σε ένα κείμενό μου στο α, site, το προσωπικό μου site το Pantelizianulakis.com, Pantelizianulakis.com Μία λέξη του Παντελή Τζιαννουλάκη με δύο N εκεί αναζητήστε ένα κείμενο που λέγεται Ο Μπαμπούλα και θα δείτε την εικόνα του Λον Τσάνεϊ ω The Boogieman και γράφω σε αυτό το κείμενο για ε, την ιστορία μου για τον Μπαμπούλα, λοιπόν, ε, στο Gazprom Ζάνζιμπαρ, λοιπόν, του Τότ Μπράουνιγκ που προτείνω ε, του 1928, είναι μια καταπληκτική ταινία. Καταπληκτική, πραγματικά. Ε, ο Λον Τσάνεϊ ε, παίζει έναν σκηνικό μάγο ε, στο τσίρκο. Ε, Πολύ ενδιαφέρον. Ο Τον Μπράουνίκ είναι αυτός που έχει γυρίσει το 1931 την πρώτη ταινία για τον Δράκουλα, Που παρουσίασε για πρώτη φορά τον Τράκουλα όπως τον γνωρίζουμε. Δεν μιλάω τώρα για τον οσφερά του του Μουρνάου που ήταν νωρίτερα. Αλλά το 30, του 20 κάτι. Ε, μιλάω για το 1931 την ταινία του Τράκουλα του... Το Τον που μα παρουσίασε το πρότυπο του Ντράκουλα μέχρι σήμερα, τον Μπέλα Λουγκόζι. Ο Τον Μπράουνινγκ έχει κάνει κι άλλε καταπληκτικέ ταινίε, όπω για παράδειγμα το Φρίξ. Η μοναδική ταινία που όλοι οι πρωταγωνιστές τη είναι Φρικιά, είναι Φρίξ. Είναι από Φρίξο. Πρέπει κάποτε να τη δείτε. Ε, το The Unholy Three που είναι μια συμμορία με ε, πάλι με τον Λοντ που είναι εντυμένο ε, γριά γυναίκα, με έναν Γίγαντα και με έναν Νάνο που είναι μεταφυεσμένο σε μωρό και τον έχουν στο καροτσ... σε καροτσάκι μωρού και κάνουν διάφορες κλοπές και απατιονιές, ας πούμε, The Unholy Three και λοιπά. Καταπλητικές ταινίες όλες του Todd Τον Μπράουνινγκ. Αναζητήστε τον ό,τι ταινία βρείτε του Τότ Μπράουνινγκ που είναι εκεί του 20, του 30, θα εντυπωσιαστείτε πολύ. Μια πιο εντυπωσιακέ ταινίε του λοιπόν είναι αυτή, που είναι πολύ... Ε στην καρδιά του παρανόρμαλς ζητήματό μας σήμερα, το West of Zanzibar, δυτικά της Zanzibaris, <Ρι> όπου ο Λοντσάνεϊ παίζει λοιπόν ένα σκηνικό μάγο στο τσίρκο, που ερωτεύεται μία ακροβάτισα και που μέσα στην ιστορία του κλέβουν αυτή την αγαπημένη του κτλ. Μέσα στην ιστορία αυτή, τέλος πάντων, δεν θέλω να την κάνω σπόιλερ την καταπληκτική αυτή ταινία, τραυματίζεται, και, εν πάση περιπτώσει, με αναπηρία πλέον βρίσκεται ξαφνικά μετά από διάφορες περιπέτειες στη Ζανζιβάρη τη Αφρική, όπου μέσα στη ζούγκλα εκεί το παίζει Θεό για του Ιθαγενεί, κάνοντά του μαγικά κόλπα. Είναι καταπληκτικό μαγίσιαν, α πούμε, stage μαγίσιαν, σκηνικό μάγο, και κάνει καταπληκτικά κόλπα στους Ιθαγενεί και του ξεγελάει ότι πρόκειται περί Θεότητο. ότι είναι μεγάλο, δυνατό μάγο. Και έτσι τον έχουν εκεί, δηλαδή, με λίγα λόγια, φανταστείτε κάτι σαν. Μια μικρή παρανόρμαλ παραλλαγή του The Heart of Darkness του Τζόζεφ του που συμβαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει και στο Αποκάλυψη τώρα του Κόπολα που έχει εμπνευστεί από το Heart of Darkness. Όλα αυτά φυσικά έχουν ξεκινήσει από ε, αυτή την παλιά αιμονή της αναζήτηση του δόκτορος Livingstone που χάθηκε στην Αφρική και που τελικά ε, ανακαλύφθηκε ας πούμε να τον έχουν θεοποιήσει ας πούμε εκεί στην Ιθαγενής Λοιπόν εδώ έχουμε το Γκώστο Ζάζιμπαρ καταπληκτική ταινία με τον Λον και τον Dot Browning του 1928 Έχουμε ένα fake paranormal εδώ αλλά πολύ δραματικό και πάρα πολύ καταπληκτικό story και καταπληκτικό performance του Λον κατά τη γνώμη μου, του καλύτερου ισοποιού όλων των εποχών του ανθρώπου με τα χίλια πρόσωπα Στον Αντίποδα... Εδώ έχουμε ένα fake paranormal αλλά πατηλό. Αλλά στον αντίποδα, στο αληθινό του πράγματος, στην αληθινή μαγεία δηλαδή, έχουμε έναν αληθινό μάγο στην ταινία, καταπληκτική επίσης, το «The Night of the Demon» του 1957. «The Night of the Demon». Αυτή η ταινία είναι του Ζακ Τουρνέρ. Καταπληκτικός σκηνοθέτης. Ε, οφείλουμε σε αυτόν και την πρωτότυπη ταινία του «Cut People», «Οι άνθρωποι γάτες», «The Cat People» του 1942. Έγινε ένα πολύ γνωστό όταν ήμουν εγώ νέος, ας πούμε, σε αρχές της του 80' ένα remake του Cat People με τον Μάλκο uh, McDowell και την Αστάζια Κίνσκι και τη μουσική αυτή την καταπληκτική του Giorgio Μοροντέρ αλλά και το τραγούδι εκείνο του David Bowie το Γκαζολίν. Uh, αυτό είναι remake λοιπόν η ταινία αυτή, γνωστή από την παλιά καταπληκτική cult ταινία «The Cat People» του 1942 του Ζακ Τουρνέρ. Ο Ζακ Τουρνέρ λοιπόν έχει κάνει και το «The Night of the Demon», τη νύχτα του δαίμονα». Μια πραγματικά καταπληκτική ταινία, η οποία ας πρόβλημα φυσικά, όπως είπα, του 1957, το «The Night of the Demon» του Ζακ Τουρνέρ, όπου μας παρουσιάζει εκεί έναν αληθινό μάγο αυτή τη φορά, όχι όπως ήταν stage magician ο China, στο «West of Zanzibar», ο οποίο βρίσκεται σε ένα συμβόλαιο με δαίμονε κλπ. Και και Δεν θέλω να κάνω το μεγάλο spoiler τη ταινία. Δείτε την οπωσδήποτε και θα δείτε και παρομοιάστε, α πούμε, τον πρωταγωνιστή μάγο τη ταινία με τον Άλιστερ Κρόουλ. Εμένα μου θυμίζει πολύ την περίπτωση του Άλιστερ Κρόουλ. Νομίζω είναι εμπνευσμένο ο κεντρικό χαρακτήρα από τον Άλιστερ Κρόουλ. The night of the demon. Όπου στο τέλο παίρνει αυτό που του αξίζει. Και η... μια άλλη, μια και μιλάμε για μαγείες τώρα και παρανόρμαλ, μια άλλη θριλική ταινία πολύ καλτ, είναι ένα βιβλίο αυτό του πάλι του Dennis Βιτλι θριλικός συγγραφέας περί μαγείας και υπερφυσικού του παρελθόντο. ο Dennis Βιτλι έγραψε αυτό το καταπλητικό βιβλίο το «The Devil Rides Out». Ο διάβολος καλπάζει έξω. «The Devil Rides Out» που έγινε το 1968, μια, κα... μια πάρα πολύ ωραία ταινία, στα πλαίσια των Hammer House of Horrors Films, της εταιρίας Hammer, το Hammer House. Ε, το 1968 το ξαναλέω, The Devil Rides Out, γυρισμένη από τον cult, καταπληκτικό σκηνοθέτη, πολλών Hammer ταινιών, ε, τον Terence Fisher, πάνω σε ένα σενάριο του Dennis Whitley, όπου εκεί έχουμε, ας πούμε, και την κλασική σατανιστική, ας το πούμε έτσι, εντός ο η δαιμονική, αν θέλετε, αδελφότητα, η οποία έχει να κάνει πολλά, έχει πολλά με το διάβολο και τι συμβαίνει με όλα αυτά. The Devil Rides Out, πολύ κλασική ιστορία και κλασική ταινία του Τέρενς Φίσερ του 1968 βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ντένις Βίκλι. Αφού αναφερθήκαμε σε όλα αυτά, να αναφέρω και την Ultra Cult ταινία The Wickerman, ο ψάθινος άνθρωπος, The Wickerman Man, του 1973. Ταινία του Ρόμπιν Χάρντι με τον Κρίστοφερ Λί και την Μπρί Τέκλαντ. Είναι αυτή η κλασική ιστορία ενός ε, ε, ε, ανθρώπου που πηγαίνει στα... Ε, θυμάμαι, υπάρχουν και remakes της ταινίας, αλλά εγώ μιλάω για την πρώτη, την πρωτότυπη του... Ρόμπιν Χάρντι, το 1973, το The Wicker Man, όπου εκεί νομίζω είναι ταχυδρόμος αυτός, πηγαίνει σε ένα ε, νησί των ευρύδων νήσων, το Summer Isle, το οποίο δεν είναι αλλησυνόνηση, αλλά ε, ταυτίζεται προφανώς με, με το Isle of May των ευρύδων νήσων, όπου εκεί σε μια απομονωμένη κοινότητα συνεχίζουν και εφαρμόζουν τις παγανιστικές πρακτικές του παρελθόντος. Καταπληκτική ταινία. Ε, και εκεί θα δείτε ας πούμε το πως το παραδοσιακό παρανόρμαλ τη ε, παγανιστική παράδοση επιβιώνει στη σύγχρονη εποχή σε ένα μικρό απομονωμένο νησί των ευρύδων νήσων της Σκοτίας και τι θα πάθει εκεί αυτός ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται από τον δικό μας κόσμο και πηγαίνει σε αυτόν τον άλλο παγανιστικό κόσμο του παρελθόντος και τι του κάνουνε με τον Κρίστοφερ Λί και την Μπρίτ Εκλαν το ε, The Wicker Man του Ρόμπιν Χάρντι του 1973 ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής και εξερευνούμε σήμερα το Paranormal Cinema. Soho in the rain He was working for the place called Lee Ho folks Gonna get a big dish of beef chow mein. door you better not let him in Little old lady got mutilated late last night Werewolves of London again a gent who ran on in Kent. Lately, he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ow. I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney, Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect. Ενταξιδιώτες μου, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό, όπως κάθε τρίτη στις 8 πλέον, έτσι και σήμερα εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας εκεί κάτω στη γη και φτάνουν μέχρι σε του τους άγνωστους παραλήπτες τους, μέσα από την αναμετάδοση που κάνει στις συχνότητέ μας το Ιντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφος μας που περιπλανιέται γύρω από τη γη αόρατο σε μόνιμο καμουφλάζ ε, για να ξεφύγει από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχή της γης και κάνουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στο παρανόρμαλ σίνεμα, στον κινηματογράφο του παρανόρμαλ. Αναφέρθηκαν νωρίτερα σε παλιέ ταινίες, ε, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αφήσει απέξω για αυτούς που έχουν καταδεθεί στα βάθη του παρανόρμαλ σινεμά, κανείς δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω, την καταπληκτική ταινία ε, του Μπέντζαμιν Κρίστενσεν του 1922, «Χάξαν». Το «Χάξαν» ε, που σημαίνει μάγισα είναι μια απίστευτη βουβή του 1922 του Δανού Μπέντζαμιν Κρίστεσεν η οποία ήταν απαγορευμένη για 30 ολόκληρα χρόνια η ταινία αυτή έπαψε η απαγορευσή τη στη δεκαετία του 1950 λοιπόν είναι η ιστορία της μαγείας καταπλητικά δοσμένη με καταπλητικές σκηνές δεν θα το πιστεύετε ότι έχει γυριστεί τέτοια ταινία όπως και όλες οι άλλες ταινίε που δεν γνωρίζετε ότι έχουν γυριστεί πριν το 1940 που έλεγα είναι πραγματικά μια απίστευτη εποπία στη μαγεία με όλες τις cult δαιμονικές σκηνές που έχουν μείνει από τότε θρηλικές ίσως έχετε δει φωτογραφίες από την ταινία αυτή και δεν γνωρίζετε από πού προέρχονται Δείτε λοιπόν το Χάξαν του 1922 του Δανού Μπέντζαμιν Κρίστεσεν για ένα καλό δείγμα του τι σημαίνει παλιός καλός κινηματογράφος και συνδυάσετε την ίσως με το West of Zanzibar που ανέφερα νωρίτερα, μια σπάνια ταινία, είναι αληθινά σπάνια, του 1928 με τον Τότ Μπράουνιγκ και πρωταγωνιστή τον Λόν τον θρελικό Λόν Λοιπόν... Στι παράξενες ταινίε, τις οποίε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εμεί οι εραστέ και οι λάτρε του παράξενου, ε, δεν γνωρίζουμε πόσο μακριά πάει η βαλίτσα πίσω στο παρελθόν στην ιστορία του κινηματογράφου. Ε, μια τέτοια ταινία, την οποία ε, πρέπει να δείτε σαν επιτομή του παράξενου, που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα: paranormal, εναλλακτικέ πραγματικότητε, εναλλακτικέ κατάστασει τη συνείδηση, συνωμοσιολογία, αδελφότητε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η ταινία λέγεται Seconds. Δεύτερο λεπτά. Seconds του 1966. Το Seconds του 1966 με πρωταγωνιστεί το Ροκ Χάντσον και σκηνοθέτει τον μεγάλο Τζον Φραγκενχάιμερ. Αυτή είναι μια ταινία στην οποία θα δείτε πως ένας άνθρωπος που θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα όπως την ξέρει αλλάζει εαυτό. Δηλαδή αλλάζει τα πάντα ταυτότητα, ζωή, ακόμα ακόμη και πλαστικούς χειρουργούς για να αλλάξει το, ε, το πρόσωπό του και που τελικά εμπλέκεται αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη πολύ παράξενη περιπέτεια του Seconds του 1966 με τον Ρόκο Χάντσον του Τζον Φραγκενχάιμερ. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται ε, με αυτό που θα λέγαμε... Ε, Altered States of Consciousness, εναλλακτικέ Καταστάσεις της Συνείδησης και αυτό μας φέρνει στο μυαλό τη θρηλική ταινία Altered States. Έχει βγει στα ελληνικά κάποτε με τον τίτλο Ανεξέλεγκτες Καταστάσεις. Altered States, εναλλακτικέ Καταστάσεις, είναι ο πραγματικός τίτλος της ταινία, εννοώντας τα Altered States of Consciousness, τι εναλλακτικέ Καταστάσεις της Συνείδησης. Η ταινία είναι του φριλικού ε, κινηματογραφιστή Ken Russell, Είναι το 1980. Ήταν μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες. Είχα πάθει μεγάλο σοκ όταν την είχα δει στη θυμάμαι, ε, το 1980. Η... η ταινία αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με τα πειράματα, με τις δεξαμενές απομόνωσης, τα λεγόμενα isolation tanks. Πειράματα που έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Πολλά από αυτά τα πράγματα που παρουσιάζει η ταινία είναι πραγματικά Paranormal πειράματα, κυρίω τα οποία διεξήγαγε στο Stanford Research Institute ο μεγάλο δόκτωρ Τζον Λίλι, τον οποίο οφείλουμε και όλα αυτά τα πειράματα με τα δελφίνια και τη γλώσσα των δελφινιών κλπ. Ε, τα πειράματα του Τζον Λίλι, λοιπόν, είναι αυτά που περιγράφει στην ουσία την ταινία Altered States του πολύ ψαγμένου και δικού μα και αρκετά μυστικιστή Ken Russell. Σα θυμίζω ότι είναι ο σκηνοθέτη του Gothic που παρουσιάζει εκείνη τη νύχτα στην ε, Ελβετία σε εκείνη την έπαυλη που πέρασε ο Λόρδος Μπάιρον μαζί με τον Μπέρσι Σέλεϊ, τον Τζον Πολιτόρι και την Μέρι Σέλεϊ, όπου γεννήθηκε και το βιβλίο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Σε καταπληκτική ταινία όλα αυτά, ε, το Gothic του Κεν Russell. Ο ίδιος λοιπόν αυτός σκηνοθέτης, σκηνοθέτης του Altered States του 1980, με τον Γούλιαμ Χάρτ ε, ε, πρωταγωνιστή. Η οι πειραματισμοί με, με τις δεξαμενές απομόνωσεις. Φανταστείτε κάτι σαν ένα φουσκωτό μεταλλικό φέρετρο το οποίο έχει μέσα νερό στο οποίο βάζουμε ένα πτητικό υγρό με το νερό αυτό έτσι ώστε να μπορεί να ξαπλώσει ένα ανθρώπινο σώμα πάνω του και να επιπλέει, να μην μπουλιάζει εξαιτίας του πτυτικού υγρού που υπάρχει με το νερό αυτό. Έπειτα κλείνει το καπάκι της δεξαμενής ε, ο άνθρωπο αυτό ξαφνικά βρίσκεται σε αισθητηριακή απομόνωση. Δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα, δεν μιλάει με κανέναν, δεν επικοινωνεί με κανέναν, δεν αγγίζει τίποτα. Είναι απλώ χαλαρό, ξαπλωμένο πάνω στο νερό που είναι η μεγαλύτερη χαλάρωση που μπορεί να νιώσει κάποιο. Δηλαδή να είναι ξαπλωμένο σε νερό. Ούτε στο καλύτερο στρώμα δεν μετράει μπροστά σε αυτό. Με το κόλπο αυτό, με το πτυτικό υγρό. Χαλαρώνει απόλυτα λοιπόν και τελικά βγαίνει από το σώμα του. Είναι. Μια άσκηση στα εξωσωματικά ταξίδια. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπο είναι ο, το, το υποκείμενο του πειράματο που είναι μέσα στη δεξαμενή απομόνωση. Είναι καλωδιωμένο ο εγκέφαλό του, η καρδιά του, τα πάντα. Παρακολουθείτε δηλαδή στενά τι συμβαίνει σε αυτόν από το εργαστήριο που βρίσκεται έξω από αυτή τη μικρή δεξαμενή ζητηριακή απομόνωση. Και βλέπουμε εδώ έναν άνθρωπο που πειραματίζεται και προσπαθεί να πετύχει το αρχετυπικό, συλλογικό, ασυνείδητο και της, την, το, το, το παρελθόν της μεγάλης συνείδησης του ανθρώπου. Ε, δεν μπορώ να το πω καλύτερα, είναι μια συγκλονιστική ταινία την οποία πρέπει να δείτε όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τις εναλλακτικέ πραγματικότητες και τις εναλλακτικέ καταστάσεις συνείδησης. Altered States του Ken Russell, του μεγάλου σκηνοθέτη, cult ταινία, super cult του 1980, που κατοπτρίζει τα αληθινά αντίστοιχα πειράματα του δόκτορος John Lilly. Όλα αυτά βέβαια, δεν, όπως βλέπετε ήδη με την ταινία Second του 66 δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται το 80 από τον κ. Ράσελ. Έχει στενές σχέσεις η, η ταινία ε, με το The Mind Benders. The Mind Benders, αυτοί που λυγίζουν το μυαλό, έτσι. The Mind Benders, το 1963, ε, Σκηνοθεσίας Μπάζιλ Ντέρντερν. Επίση πολύ μυστηριώδης σκηνοθέτη αυτό και γνώριζε πολλά ο Μπέζιλ Ντέρντερν, Βρετανός, στην ταινία πρωταγωνιστή, ο Ντέρκ Μπόγκαρτ. Προσέξτε όχι ο Humphrey Μπόγκαρτ, ο Ντέρκ Μπόγκαρτ, πιο παλιός. του 1963, The Mind Benders. Και ε, θυμάμαι και ένα καταβλητικό τραγούδι. Θα σα το βάλω τώρα, μάλλον, το The Mental Benders. Ε, το οποίο κάνει ένα λογοπαίγνιο ε, το, Ο τίτλος του αληθινός είναι The Metal Benders Αυτοί που λυγίζουν το μέταλλο. Βλέπει, α πούμε για παράδειγμα και το Γιούρι Γκέλλερ που είναι Spoon Bender Που λυγίζει τα κουτάλια έτσι Λοιπόν ε, εδώ έχουμε μια ταινία η οποία θα μπορούσε κάποιος να τη σχετήσει Με τον uh, Manchurian Candidate Τον uh, άνθρωπο από τη Μαντζουρία ε, Ή με άλλα τέτοια mind control πειράματα Και μυστικέ υπηρεσίε, κλπ αλλά ε, αναφέρθηκα στον σκηνοθέτη τον Basil Durden Ο οποίος είχε μια άλλη καταπληκτική ταινία Την οποία θα έπρεπε να αναφέρω στην αρχή που μιλούσα για το Haunting on Hill House Εδώ έχουμε την ταινία που έχει το τίτλο The Man Who Haunted Himself Ο άνθρωπος που στήχεσε τον εαυτό του ε, Με το Roger Moore που είναι ε, Αν θέλετε να δείτε πόσο καταπληκτικός Εκτός από καταπληκτικός James Bond Και άλλα που έχει παίξει τον Άγιο, The Saint και λοιπά του Roger Moore Μπορείτε να δείτε πόσο καταπληκτικό ηθοποιό είναι ο Ρέτζορ Μουρ που του δίνεται η ευκαιρία να κάνει το ανάλογο performance σε αυτή την ταινία του 1970 The Man Who Haunted Himself με το Roger Moore του Basil Ντέρντεν του τύπου που έχει κάνει και το The Mind Benders του 1970 The Man Who Haunted Himself Ο άνθρωπος που στήχωνε τον εαυτό του Εδώ έχουμε λοιπόν τον Ρoger Moore, ο οποίο ε, ανακαλύπτει ότι έχει ένα σωσία. Ε, ο οποίο του κλέβει τη ζωή. Αρχίζει δηλαδή η φίλη του να του λένε χθε που ήσουν εκεί και έκανε αυτό και δεν ήταν ο ίδιο, ήταν κάποιο άλλο. Και δεν μπορεί να καταλάβει αν πάσχει από αμνησία και δεν μπορεί να θυμηθεί τι φάσει τι οποίε του διηγούνται οι πάντε ή αν υπάρχει κάποιο οσία, ο οποίο, όπω και αυτό σημαίνει τελικά, ο οποίο σταδιακά του κλέβει τη ζωή, του κλέβει τον εαυτό. Έχει πολλά twists ε, το σενάριο, δεν θέλω να κάνω spoilers. Είναι μια καταπληκτική ταινία, με καταπληκτικό πρωτότυπο σενάριο που ταιριάζει πάρα πολύ και με την ταινία Seconds που είπα νωρίτερα του 1966 του, με το Rock Hudson του John Frankenheimer. Αυτή η ταινία του Basil Durden, The Man Who Haunted Himself, με το Roger Moore του 1970, ε, μου θυμίζει σαφώς τον πατέρα όλων των φανταστικ, φανταστικών λογοτεχνιών Πασφίσεως, τον Edgar Allan Poe, στο καταπληκτικό διήγημά του William Wilson, όπου αναφέρεται ακριβώ αυτό το πράγμα. Το πώς... Ε, ένας ε, άνθρωπος που λέγεται William Wilson ε, αντικαθιστάται σιγά σιγά από τον Doppelgänger του από τον σοσία του και του κλέβει τη ζωή έχουμε αυτή την λέξη που χαρακτηρίζει αυτά τα paranormal ζητήματα τη, την θρηλική λέξη Doppelgänger. στα γερμανικά σημαίνει ο δίπλο περπατητής αυτός που περπατάει δίπλα σου δηλαδή η σκιά σου ή ο σοσια σου ή ένας φαντασματικός σου το ζήτημα σχετίζεται με το, όπω το λέγανε παλιά, το ζήτημα The Fantasms of the Living, τα φαντάσματα των ζωντανών. Φύγω αυτά τα ζητήματα στο βιβλίο μου Paranormal. Εγώ μπορείτε να τα διαβάσετε με λεπτομέρειε. Ο Ντόμπελ λοιπόν, ο σωσία, αυτό ο παραφυσικό φαντασματικό σωσία, ο οποίο υλοποιείται σταδιακά όλο και πιο πολύ καθώ σου κλέβει τη ζωή. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τώρα μια εμπειρία Ντόμπελ Γκάγκερ που είχε ο Gete επιστρέφοντας από ένα ταξίδι, νύχταμε στο δάσος, με την άμαξά του, συνάντησε την άμαξά του. Συνάντησε δηλαδή την άμαξα που γύριζε. Όταν θα γύριζε, μετά γύρισε από το ίδιο μέρος. Και συνάντησε τον εαυτό του, καταπληκτικό time-lapse. Ε, αλλά έχουμε φυσικά και ένα πολύ εξεζητημένο ζήτημα εδώ, μιλάμε για συγγραφεί, έχουμε την περίπτωση του Κίντε Μοπασάν, του του μεγάλου συγγραφέα της φανταστικής λογοτεχνίας, του Γάλλου Γκίντε Μοπασάν, ο οποίος ήταν του αγαπημένου μου, τουλάχιστον της νεοτητα μου, με καταπληκτικές ιστορίες, διηγήματα καταπληκτικά εγγραφέου Μοπασάν, <Κι> όπου έχει καταγράψει σε μορφή διηγήματος λογοτεχνικού, πάλι αυτή την ιστορία με τον Ντόμπελ ο άλλος, έτσι λέγεται το διήγημα, Λουίγη, ε, όπου μεταμφίεσε σε λογοτέχνημα τις πραγματικές εμπειρίε του. Ένα βράδυ γύρισε στο σπίτι του και βρήκε τον εαυτό του να κάθεται στην Πολυθερών δίπλα στο τζάκι και να τον κοιτάει. Φου, τελικά ή προσπαθούσε να αυτοκτονήσει ο Κίντε Μποπασάν, τρελάθηκε. Και η αρχή της τρέλας του ήταν αυτή με τον ντόμπελ γκάγκερ του που εκφράζεται και στο διήγημα αυτό το «Ο άλλος», αλλά και στο στην αριστούργηματική νοβελέτα του «Χόρλα». «The Man Who hunted Himself» λοιπόν με τον Ρότζερ Μουρ του Μπάζιλ Dearden, από το 1970. Τι να πρωτοποιείς για αυτά τα ε, ζητήματα. Είναι πολλές οι που μπορώ να τις πακετάρω ιδεατά που συνδέονται κάπως μεταξύ τους λόγω θέματος. Αυτό λίγο ή πολύ προσπαθώ να κάνω όσο, όσο μπορώ. Ε, μιλώντας για τέτοιες φάσεις ε, θυμάμαι μια σπάνια ταινία, δεν την ξέρει πολλοί για κάποιο λόγο, η ταινία λέγεται «Light Years Away». Έτει φωτός μακριά. «Light Years Away». Και είναι η ταινία του Αλέν Τανέρ. «Light Years Away» 1981. Με τον Τρέβορ Χάουαρτ. Εδώ έχουμε έναν σοφό άνθρωπο. Μάλλον έχουμε έναν νεαρό. Είναι βρετανική η ταινία. Έχουμε έναν νεαρό ο οποίο. Πηγαίνει να δουλέψει σε μια μεγάλη, στην Ήπεθρο δεν, δεν θυμάμαι, στην Ουαλία ας πούμε κάπου ή στη Σκωτία κάπου, νομίζω στην Ουαλία. Στην Ήπεθρο υπάρχει μια μεγάλη, έτσι μέσα στην ερημιά μέσα, μέσα του πουθενά, μια μεγάλη μάντρα αυτοκινήτων και χαλασμένων συσκευών, όπου εκεί πηγαίνει να κάνει το παιδί για τα θελήματα, να εργαστεί, ένας που την έχει κοπανήσει από το σπίτι του, ένα και που τελικά εκεί τον προσλαμβάνει με το ζόρι ένας γέρος που έχει την μάντρα αυτή, τον Μπέζο Τρέβορ Χάουαρντ, ο οποίος είναι πολύ μυστικιστής και πολύ ψαγμένος τύπος. Ο οποίος εκεί στην μέση του πουθενά στην ερημιά μπορεί και πετάει. Έχει ψώνιο με τα πουλιά, με το πέταγμα και έχει καταφέρει ας πούμε να πετύχει το μυστικό της εθερική θα τη λέγαμε, λέγα, πτήσεις. Δηλαδή προφανώς να βγαίνει από το σώμα του και να πηγαίνει όπου θέλει. Αφού σε διάφορες φάσεις θάβει τον εαυτό του ζωντανό μέσα στο κτήμα του. Είναι μια πάρα πολύ βαράξενη ιστορία την οποία ε, πολύ σπάνια ταινία πρέπει να την βρείτε. Εσείς που είστε συνεφείοι και λάτρεις του paranormal και των ιδιαίτερων σεναρίων και των ιδιαίτερων performance όπως εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό performance από τον Τρέβορ «Light Years Away» 1981 του Άλεν Τάνερ. Η α, κατάσταση φυσικά αυτή η, με τους, το πούμε, τους διαφορετικούς μας εαυτούς, ας το πούμε έτσι, ε, εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίε. Και... Που σχετίζονται με το paranormal νομίζω όμως ότι μια επιτομή αυτού του ζητήματος ε, είναι η ταινία που πάει ας πούμε και στα παιδιά πέραν του κόσμου τούτου είναι η ταινία Final Approach επίσης λίγο σπάνια και όχι πολύ γνωστή του 1991 Final Approach ε, από τον σκηνοθέτη Eric Steven Stahl το Stahl γράφεται S-T-H-L Final Approach, τελική προσέγγιση. Το 1991. Έρικ Στίβεν Στάλ. Ένας πιλότος πειραματικών αεροσκαφών της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που πιλοτάρει ας πούμε πειραματικά αεροσκάφη μεγάλων ταχυτήτων που ξεπερνούν το φράγμα του ήχου και που είναι ίσως πρόγονοι των U2 ας πούμε της εποχής κλπ. Έχει ένα ατύχημα παράξενο με το σκάφος του πέφτει δηλαδή και, μ, κάτι έχει πάθει με αυτή τη φάση και βρίσκεται τον εαυτό του μέσα σε ένα παράξενο ιατρείο να προσπαθεί να τον προσεγγίσει να το επαναφέρει τις μνήμες του έχει πάθει σοκ ε, ένας ψυχίατρος και έτσι ας πούμε εξελίσσεται αυτή η πολύ παράξενη ταινία δεν θέλω να κάνω το spoiler αλλά έχει ένα καταπληκτικό twist η οποία είναι ε, χαρακτηριστική ε, ε, αυτών των καταστάσεων The Final Approach του 1991 του Eric Steven Stahl αλλά εκτός από το τεχνολογικό περιβάλλον και το μεγάλο twist to final approach έχουμε αυτή την προσέγγιση προς το άγνωστο ε, ιδιαίτερα όταν είναι προσέγγιση του αγνώστου προς εμάς. Έχουμε μια πάρα πολύ παραβολική ταινία νομίζω που μπορούμε να τη σχετίσουμε με πάρα πολλά ζητήματα του παρανόρμαλ ενός σκηνοθέτη ο οποίος ε, δεν έχει κάνει κάποιες άλλες σημαντικές ταινίες αλλά έχει κάνει ταινία που είναι πολύ καλή, είναι, πολύ, είναι αρκετά σπάνια η ταινία έχει τον τίτλο «Eyes of Fire», «Τα μάτια της φωτιάς». «Eyes of Fire». Είναι του 1983 και είναι το σκηνοθέτη «Avery Crowns». «Avery Crowns». 1983, «Eyes of Fire». Εδώ έχουμε τους κλασικούς πιονέρους, ε, δηλαδή τους πρώτους απίκους των Ηνωμένων πολιτειών, οι οποίοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αφήνουν τα παράλια του New England και να πηγαίνουν να πούμε προς τις εσωτερικές περιοχές και έχουμε ας πούμε εδώ μια καταπληκτική φάση την οποία την είδαμε και στο The Village του M. Night Shyamalan πολλά πολλά, πολλά χρόνια μετά. Ε, ε, έχουμε λοιπόν εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία έχουν φτιάξει ένα φρούριο, ε, ένα νοικισμό ας πούμε φρούριο μέσα στη μέση ενός τεράστιου δάσους το οποίο φοβούνται να εξερευνήσουν και από το οποίο ο δάσος τους επιτίθονται δαίμονες και πολιορκούν το φρούριο τους αυτό με στο δάσος οι δαίμονες του δάσους ή αν θέλετε οι δαίμονες των Ινδιάνων ή πολλές προεκτάσεις έχει η ταινία και σας είπα και κάποια σχέση με το The Village ε, ε, όποια σχέση έχει το West of Zanzibar με το Night of the Demon που το ένα είναι fake και το άλλο είναι αληθινό έτσι και εδώ έχουμε το fake στο Village του Σιάμαλαν και το αυθεντικό στο Eyes of Fire του Avery Crowns του 1983 Eyes of Fire δεν θέλω να κάνω το spoiler υπάρχει ένα κοριτσάκι το οποίο έχει τηλεπαθητικές ιδιότητες που είναι μέσα στον οικισμό αυτών αφού το κοριτσάκι θέλουν να αρπάξουν οι δαίμονες που πολιορκούν το μικρό αυτό ξύλινο φρούριο ε, με τα φλεγόμενα μάτια τους πάρα πολλά, πολύ καλά εφέ πολύ καλό μοντάζ είναι μια, με καλό ρυθμό, είναι μια πολύ μυστηριακή και πολύ παράξενη ταινία. Ε, θέλω εδώ σε αυτό το σημείο ε, να αναφέρω, μια και μιλάμε για ε, το παρελθόν ας πούμε, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το Χίτσκοκ φυσικά έτσι, τον Άλφαρη Χίτσκοκ Ξέρω πως ο κινηματογράφος του Hitchcock ε, δεν είναι εξερευνημένο από τους περισσότερους συνεφίλ. Ε, έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες ο Hitchcock οι οποίε είναι η μία καλύτερα απ' την άλλη. Η αγαπημένη μου προσωπικά, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, είναι το Rare Window με τον ε, James Stewart και την Grace Kelly. Το θεωρώ σταθμό στο σίνεμα, την ταινία Rare Window του Hitchcock. Φυσικά και το The Birds που ξαφνικά όλα τα πουλιά αρχίζουν και επιτίθονται στους ανθρώπους. Τι θα γινόταν με αυτό, ε. Λοιπόν, ε, αυτή η ιδέα δεν είναι του Hitchcock από το The Birds, είναι, στην πραγματικότητα είναι του Arthur Machen. Αυτού του μεγάλου συγγραφέα του φανταστικού, που έχει πειράσει τόσο πολύ και τον Lovecraft και άλλους, ο, ο άλλος αυτός ε, καταπληκτικός συγγραφέα ένας από τους πέντε-έξι αγαπημένους μου συγγραφείς όλων των εποχών, ο Arthur Machen, έχει γράψει ένα, μια νοβελέτα που λέγεται The Terror. Και από εκεί είναι η ιδέα. Ότι τα πάντα στρέφονται. Βέβαια στην, στην νοβελέτα του Μάχεν είναι τα πάντα, όλα τα ζώα που στρέφονται εναντίον των ανθρώπων, και τα έντομα. Αλλά στην ταινία The Birds του Hitchcock περιορίζεται στα πουλιά. Ε, Αναφερόμενος στο Hitchcock, λοιπόν, οι περισσότεροι έχετε στο, στο μυαλό τους το psycho του Hitchcock, το ψυχό, το λεγόμενο όπω το λέμε στα ελληνικά, με τον Άντωνι ε, η ταινία αυτή στην πραγματικότητα προέρχεται από το βιβλίο Psycho του Robert Μπλοχ Μια και ανέφερα τον Λαυγραφτ και τον Μάχεν προηγουμένως Ο Robert Μπλοχ ήταν ένας από τους πολύ καλούς φίλους και αλληλογράφους Του Χάουαρτ Phillips Lovecraft. Ήταν ένας άνθρωπος από τους βασικούς του Lovecraftικού κύκλου Αυτός ο συγγραφέα, ο Robert Μπλοχ Ο οποίος ε, έγραψε το ψυχό, το Psycho το οποίο μετέφερε στον κινηματογράφο ο Άλφρετ Χίτσκοκ. Μια ατάκα λίγο του Ρόμπερ Μπλοχ θέλω να καταθέσω σε αυτή την εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, Πολλοί την αποδίδουν στο Στίβεν Κίνγκ και στον Τιν Κούτζ ή σε άλλους ας πούμε της συγγραφής τρόμου. Στην πραγματικότητα η ατάκα αυτή είναι του Ρόμπερ Μπλοχ. Ήταν ένας άνθρωπος ο Ρόμπερ Μπλοχ, πάρα πολύ συμπαθείς κλπ και, και έτσι κάποια στιγμή μια κυρία δημοσιογράφος του παίρνει συνέντευξη και του λέει ε, «Εσείς κύριε Μπλοχ, ας πούμε τόσο καταπληκτικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, γλυκύτατος, περίκαλος άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν να γράφετε για τέτοια πράγματα τρομερά». Και είχε απαντήσει ο Μπλοχ, «Έχω την καρδιά ενός μικρού παιδιού». Και το πούρο του. Σε ένα βαζάκι πάνω στο γραφείο μου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και εξερευνούμε σήμερα όσο μπορούμε το παρανόρμαλ σίνεμα. Και αναρωτιόμαστε, βλέπετε καθόλου τενίες παρανόρμαλ τενίες και αναρωτιέμαι υπάρχει κανείς από σας εκεί έξω που να μας ακούει και να σημειώνει αυτά που λέω για να εξερευνήσει τις ταινίε αυτές, του παρανόρμαλ. Εκούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και βρισκόμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου ταξιδεύοντα με το σκάφο μα μέσα στο κινηματογράφο του Paranormal. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Paranormal Cinema σήμερα από τι συχνότητε του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού που εκπέμπονται και έξω και αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albindo 14 όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον έτσι και σήμερα. Και μιλώντα για το Paranormal Σινεμά, προηγουμένω βρήκα την ευκαιρία πω το κατάφερα να αναφερθώ στον Άρθουρ Μάχεν. Το βιβλίο μου για το Paranormal, αυτό το μεγάλο απόλυτο βιβλίο για το Paranormal, όπω το έχω ονομάσει, ε, ξεκινάει με μερικά μότο. Ένα από αυτά είναι του Μάχεν από την αυτοβιογραφία του, Things Near and Far. Ε, το απόστομο δηλαδή που θέλω να σα διαβάσω από το Paranormal, που είναι την πρώτη σελίδα του Paranormal. Του Άρθρουρ Μάχεν. Είναι αυτό. Το γράφει ο Μάχεν στην αυτοβιογραφία του. Δεν μπορούσα να πιστέψω πω ήταν ποτέ δυνατόν να συμβούν τόσο παράξενα γεγονότα στην πραγματική καθημερινή ζωή. ή έστω πω υπήρχαν καν οι δυνατότητε για να δημιουργηθούν. Αλλά από τότε και μέχρι πρόσφατα έζησα τέτοιε εμπειρίε στη ζωή μου που με έκαναν να αλλάξω τελείω γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα. Από τότε και μετά πίστηκα πω δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να συμβεί πάνω σε αυτή τη γη. Φίλοι μου, νομίζω πως ζούμε σε ένα κόσμο που περιβάλλεται από πολύ μεγάλο μυστήριο και καθημερινά γίνονται πράγματα απίστευτα και καταπληκτικά. Για να το συντεριάσω αυτό με αυτό το απόσπασμα του Άρθρου Μάχεν που το χρησιμοποιώ σαν άνοιγμα στο βιβλίο μου «Παρανόρμαλ» Ε, διαβάζω από τη σελίδα 377 του βιβλίου Paranormal ε, ένα αντίστοιχο απόσπασμα από τον Guidermo Πασάν που ανέφερα νωρίτερα, που αντιμετώπισε μεταξύ πολλών άλλων και το ίδιο το Doppelganger του. Διαβάζω σε ένα παλιό ημερολόγιο του αγαπημένου μεγάλου γάλου συγγραφέα φαντασίας Guidermo Πασάν». όλα αυτά που μας περιβάλλουν, όλα αυτά που βλέπουμε χωρί να αγγίζουμε, χωρί να τα κοιτάμε ή που τα αγγίζουμε χωρίς να τα γνωρίζουμε, χωρίς να τα εξετάζουμε. Όλα αυτά που συναντούμε χωρίς να τα διακρίνουμε ασκούν πάνω μας, στις σκέψεις μας και στις αισθήσεις μας ακόμη και πάνω στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας μία επιρροή άγνωστη, εκπληκτική και ανεξήγητη. Πόσο βαθύ είναι το μυστήριο του άωρα Δεν μπορούμε να το εξερευνήσουμε με τις φτωχές μας αισθήσεις. Με τα μάτια μας που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ούτε το πιο μικρό ούτε το πιο μεγάλο ούτε το πολύ κοντινό ούτε το πολύ μακρινό Ούτε αυτού που κατοικούν ψηλά στα αστέρια, ούτε αυτού που κατοικούν μέσα σε μια σταγόνα νερού. Με τα αυτιά μα, που μας ξεγελούν, αφού μας δίνουν τις δονήσεις του αέρα μόνο, σαν νότες που ηχούν, πρέπει να είναι νεράιδες, ξωτικά, αυτοί που μετατρέπουν σε ήχο τη δόνηση, και με αυτή τη μετατροπή γεννάνε τη μουσική, που κάνει υπέροχο τραγούδι, τη βουβή και συνεχή κίνηση τη φύση. Ο με την όσφρησή μα, που είναι πιο αδύνατη και από του σκύλου, με τη γεύση μας που με το ζόρι μπορεί να καταλάβει πόσο παλιό είναι ένα κρασί. Αχ και να είχαμε άλλα όργανα με τα οποία θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε ξεχωριστά θαύματα. Πόσα πράγματα άραγε θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε ακόμη τριγύρω μας. Γράφει σε ένα ημερολόγιο του ο Κίντε Μοπασάν. Αυτά ήταν αποσπάσματα έτσι χαρακτηριστικά μιας και, τα, μιας και αναφέρθηκα στον Μοπασάν και στον Μάχεν από το βιβλίο μου «Paranormal». Αυτό το μεγάλο πακέτο. Γνώσεων, πληροφοριών και ιδεών για το παρανόρμαλ μια μεγάλη έλλειψη για την ελληνική βιβλιογραφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρώ και νομίζω και εύχομαι ότι την κάλυψα ε, με τα καταπληκτικά θέματα του βιβλίου αυτού που έχουν πακεταριστεί μοναδικά για πρώτη φορά δεν νομίζω μπορεί να υπάρχει ένα άλλο τέτοιο βιβλίο ε, στην εποπτεία μου τουλάχιστον το βιβλίο Paranormal, το απόλυτο βιβλίο για το παρασφυσικό μπορείτε να το ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange». Εκεί, βάζοντας περιοδικό «Strange» στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει, ή Strange «StrangePavlaEgnarts.com». Το «Egnarts» είναι το «Strange» ανάποδα. «StrangePavlaEgnarts.com» είναι το site του περιοδικού «Strange». Εκεί έχει ένα e και βιβλία, και εκεί μέσα στα βιβλία θα ανακαλύψετε το νέο βιβλίο «Paranormal» του Παντελή Γιαννουλάκη. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν ο Παντελής σε ένα αφιέρωμα για το παρανόρμαλ σίνεμα, το παρανόρμαλ κίνημα δηλαδή, ε, σήμερα τη νύχτα από το μυστικό διαστημικό σταθμό και συζητάμε για ταινίες. Λοιπόν, ε, φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ε, τη μεγάλη συνεισφορά του στο παρανόρμαλ σίνεμα πασφίσως και στον κινηματογράφο του φανταστικού, του μεγάλου σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ ο οποίο επίσης είναι ένας από τους 5-6-7 ε, μεγαλύτερους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Ανέφερα ήδη δύο νωρίτερα, τον ε, David Lynch και τον Νίκολας Ο Το Reg γραφεται γράφεται R-O-E-G-G, -E Ρέγγ. Προσθέχα προτείνει την καταπληκτική ταινία του Don't Look Now και άλλα και τόσες άλλες. Ο Τζον Κάρπεντερ λοιπόν, νομίζω ότι η ταινία που συνδέεται περισσότερο από τις άλλες με το παρανόρμαλ είναι φυσικά το Κριστίν, ε, η ταινία αυτή καταπληκτική του Κάρπεντερ. Του Και το Κριστίν που έχουμε εδώ την περίπτωση του στοιχειωμένου αυτοκινήτου, δηλαδή ενό αυτοκινήτου με στοιχειωμένη νοημοσύνη θα λέγαμε το Christine του Carpenter όπου ένας ε, εξόριστος από το κοινωνικό του περίγυρο νέος ο οποίος είναι πολύ εκκεντρικός και παράξενος δεν έχει φίλους, ε, δεν τα καταφέρνει καλά με τις κοπέλες του ε, εποχή ας πούμε έτσι ε, βρίσκει ένα παλιό αυτοκίνητο πλήμους νομίζω είναι ε, και το κάνει custom remake έχει την τέχνη αυτή, αναπαλαιώνει αυτό το παλιό rock and roll αυτοκίνητο 1980 η ταινία και 50 το αυτοκίνητο από τα μεγάλα τα φουσκωτά, τα ωραία rock and roll αυτοκίνητα του μακρινού παρελθόντος, τα αμερικανικά και το οποίο ας πούμε στην ουσία επειδή το αναβιώνει ας πούμε η ψυχή του αυτοκίνητου θα το λέγαμε ε, ε, Ερωτεύεται κατά κάποιο τρόπο η Κριστίν, όπως ονομάζει το αυτοκίνητο, τον οδηγό της. Και προσπαθεί να τον διεκδικήσει και να απομακρύνει όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους εν, εν ανάγκη δολοφονώντας τους ε, μακριά από τον ιδιοκτήτη της. Κριστίν του Τζον Κάρπεντερ, πάρα πολύ ε, ιδιαίτερη ταινία που έχει επηρεάσει με έναν υπόγειο τρόπο πολλά ε, πράγματα στο σινεμά. Ο Κάρπεντερ βέβαια δεν έχει μείνει μόνο στο Κριστίν. Έχει πάρα πολλές ταινίες, αρκετά πολλέ για να αναφέρω περιγραφικά όπως θα ήθελα εδώ. Αλλά άλλες ταινίες που θα μπορούσα να πείσω ότι ανήκουν σε αυτό το παρανόρμαλ σίνεμα όπως το περιγράφουμε και το παρουσιάζουμε σήμερα εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό διαστημικό σταθμό είναι σίγουρα η ταινία Prince of Darkness του Τζον Κάρπεντερ ένα μεγάλο καστ ε, ωραίων ηθοποιών, ε, μάλιστα ε, το βασικό καταπληκτικό διάλογο από το Prince of Darkness το χρησιμοποίησα σαν εισαγωγικό μότο ε, στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», το πρώτο βιβλίο. Και στο δεύτερο βιβλίο επίσης χρησιμοποίησα σαν εισαγωγικό μότο κάποια κομμάτια ε, «Το Μυστικός Πόλεμος Βιβλίο 2», πάλι από την ταινία του Κάρπεντερ «They Live». Ε, το Prince of Darkness λοιπόν, το οποίο ε, υπάρχει ένα, μια παράξενη εκκλησία, ε, πρωταγωνιστή στην ταινία ο Donald Pleasant, καταπληκτικός ηθοποιός του παρελθόντος, τον έχουμε χάσει φυσικά, ε, ο οποίος παίζει έναν ιερέα. Στην εκκλησία αυτήν υπάρχει ένα τάγμα μυστικό, το οποίο κρατάει φυλακισμένο στα υπόγεια της εκκλησίας τον διάβολο ο οποίο διάβολος, ο πρινσοπτάκνες, ο πρίγκιπας του σκότους είναι ένα ε, νέον ε, φωτισμένο πράσινο υγρό το οποίο το έχουν σε μια δεξαμενή το οποίο ας πούμε αν απελευθερωθεί από εκεί πέρα μπορεί να αλλάζει σχήματα, να μπαίνει σε ανθρώπους κλπ. κλπ. Η εκκλησία πολιορκείται από δαίμονες οι οποίοι έχουν μπει μέσα στο, στα σώματα διαφόρων αστέγων και ζητιάνων με ε, επικεφαλής των Άλισ Κούπερ ποιον άλλον που παίζει εκεί έναν homeless δαιμονικό τύπο. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω το spoiler τώρα γιατί γίνεται με την ταινία και με τα όνειρα τα οποία βλέπουν οι πρωταγωνιστές, που εκπέμπονται από αυτήν την εκκλησία, αλλά από το μέλλον. Το The Prince of Darkness του Carpenter είναι σίγουρα μία από τις πολύ βασικές ταινίες στο Paranormal Cinema Και βέβαια και η ταινία του In the Mouth of Madness, στο στόμα της τρέλας, με το Sam Neill που εδώ έχουμε τον Τζον Κάρπεντερ να εξερευνεί ας πούμε περιφερειακά αρκετά λαβγραφικά θέματα είναι μια ταινία στην ουσία αφιερωμένη στον Χάουρ Φίλιπς Λαβγραφτ τον οποίον παρουσιάζει σαν πιο σύγχρονο συγγραφέα σε στήλ Στίβεν Κίνγκ ας πούμε κάτι τέτοιο φανταστείτε με το όνομα Σάτερ Κέιν όπου τα βιβλία του γίνονται πραγματικότητα και ο Σαμ Νίλ είναι αυτός ο οποίος μπαίνει σε περιπέτειες στοιχ μέσα σε εναλλακτικές πραγματικότητες, πηγαίνει σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να φύγει, ε, βρίσκεται σε time loops, αντιμετωπίζει εξωδιαστασιακές οντότητες. Είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική ταινία του paranormal cinema το In the Mouth of Madness, είναι ένα λογοπαίγνιο, In the Mouth, μέσα στο στόμα, of madness, της τρέλας. Είναι ένα λογοπαιγνιο με τον τίτλο του έργου του Lovecraft «At the mountains of madness», στα βουνά της τρέλας «At the mountains of madness, in the mouth of madness», ο Κάρπεντερ. Και βέβαια να μην ξεχάσω να αναφέρω το «The fog» πάλι του Κάρπεντερ, την ομίχλη, η οποία έρχεται εκεί στις ακτέ του ειρηνικού, στο Bodega Bay, εκεί που, που γύρισε τα πουλιά ο Hitchcock στο ίδιο μέρος, είναι αυτό ο φάρος που παρουσιάζει ο Κάρπεντερ στο The Fog ε, ο, την ομίχλη αυτή την έχω δει και εγώ ο ίδιος την έχω βιώσει Σε, ε, ε, πέρασμά μου από την περιοχή του Bodega Μπέι προς την Βόρειο Καλιφόρνια νύχτα διασχίζοντας το PCH το λεγόμενο το Pacific Coast Highway η ερημιά απόλυτη και είδα αυτή την ομίχλη που παρουσιάζει ο Κάρπεντερ στο The Fog όχι τυχαία διότι την αληθινή να έρχεται μέσα από τον Ειρηνικό ωκεανό σε ένα μεγάλο κύμα σιγά σιγά και τελικά να κατακλείζει τις ακτές. Βρισκόμουν στην κορυφή ενό γκρεμού ο δρόμος. Ανέβηκε η ομίχλη τον γκρεμό όλο προς τα πάνω. Όπως ήρθε από τον Ειρηνικό με τη νύχτα. Λαμπερί ομίχλη κιόλα, έλαμπε. Και άρχισε να δημιουργεί ένα τεράστιο συντριβάνι που έφτανε πολύ πιο πάνω από το χείλος του γκρεμού και να πέφτει ας πούμε πάνω στο δρόμο, να καπακώνει ας πούμε το δρόμο και να μην βλέπεις τίποτα. Αυτό ήταν το The Fog του Κάρπεντερ μέσα από το οποίο ερχόντουσαν τα φαντάσματα των πειρατών που θέλαν να εκδικηθούν του ανθρώπου εξαιτία του φάρου που υπήρχε εκεί, που, για ένα λάθο του παρελθόντο που βυθίστηκε ένα πλοίο, την καταπληκτική ιστορία γύρω από τη φωτιά του θρύλου για το The Fox, την ταινία, την διηγείται, όχι τυχαία, εκεί ένα ε, ε, ηθοποιό στην ταινία, που εμφανίζεται μόνο για να κάνει αυτή τη διήγηση γύρω από τη φωτιά μες στη νύχτα, ο θρυλικό Τζον Χάουσμαν. Ο Τζον Χάουσμαν είναι ένας από του παλιού ε, μεγάλου ηθοποιού του Supernatural Horror, στον στο, στο, στο Σινεμά, δηλαδή δίπλα στον Κρίστοφ Ερλί, στον Βίσε Πράις, στον Πίτερ Κούσινγκ και λοιπά, είναι και ο Τζον, στον Ντέιβιτ Καραντάιν, συγγνώμη, στον Τζον Καραντάιν, στον πατέρα του Ντέιβιτ Καραντάιν, είναι και ο Τζον Χάουσμαν ο οποίος με την καταπληκτική φωνή του διηγείται στο The Fog του Κάρπεντερ την ιστορία αυτή με την ομίχλη και τους πειρατές γύρω από τη φωτιά προς τα νεαρά παιδιά. Η τυγούσε Dark Knight ας πούμε και τέτοια φράση. Καταπληκτική σκηνή της ταινίας την έχω χρησιμοποιήσει και σε samples ας πούμε, σε πειραματική μουσική που έχω κάνει στο παρελθόν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το λογίδριο του Τζον Χάουσμαν στην ταινία The Fog του Τζον Κάρπεντερ. Νομίζω είναι αρκετές αυτές οι αναφορές που έκανα στον Κάρπεντερ για να μην πάω τώρα στο The Thing που στην Ανταρκτική εκεί ε, συναντούν οι ερευνητές επιστήμονες που βρίσκονται σε μια βάση αυτή την εξωγήινη οντότητα που είναι sister και μπορεί και αλλάζει Μορφές, αλλά και μεταμορφώνεται σε ανθρώπους ή μπορεί να μπει να καταλάβετε να σκοτώσει τον άνθρωπο και να, και να πάρει την μορφή του. Κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει δηλαδή αλλά με άλλο τρόπο στο The Invasion of the Body Snatchers, αυτή την κλασική ταινία που εγώ την προτιμώ στην εκδοχή το remake που έχει γίνει, όχι την κλασική την παλιά, με τον Ντόνας Άδερλαντ πρωταγωνιστή πάλι Όπω και στον Don't Look Now του Νίκολας Δρέκ τον ανέφερα νωρίτερα, και εδώ έχουμε στο remake αυτό του Invasion of the Body Snatchers από τον Ρίτσαρτ Κάουφμαν, πώς δηλαδή αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν έρθει, ε, την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, πηγαίνουν και τον τυλίγουν μέσα σε ένα κουκούλι και τον αναπαράγουν και φτιάχνουν ας πούμε ένας του. Και δεν πρέπει να κοιμηθήσει το σύνθημα του παλιού καλού Invasion of the Body Snatchers, ήταν ας πούμε... Don't Sleep, μη κοιμάσαι. Βέβαια αυτό το Don't Sleep το ξαναείδαμε με τις καταπληκτικές ταινίες αυτή τη σειρά ταινιών του Wes Craven το εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες με το Freddy Krueger ε? το Nightmare on Elm Street όπου και εκεί α πούμε δεν έπρεπε να κοιμηθεί, γιατί έτσι και έπεφτες να κοιμηθεί. είχες να κάνεις με το Freddy Krueger που ερχόταν στα όνειρά σου ας πούμε και τα όνειρά σου τελικά γινόταν πραγματικότητα δηλαδή έβγαινε μέσα από τα όνειρά σου στα αλήθεια, ο Kruger. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ταινίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το σλόγκα Το «Don't sleep» Το ένα είναι το «Invasion of the Body Snatchers» Και το άλλο είναι το «Nightmare on Elm Street» Και ε, φεύγοντας από τον Τζον Κάρπεντερ Θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια αναφορά κλασική στο Φυσικά στον Στίβεν King Τον ε, μεγάλο αυτό συγγραφέα τρόμου της εποχής μας Ή τον μεγαλύτερο και το πιο γνωστό ο οποίο πραγματικά έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ κάθε βιβλίο του, κάθε διήγημά του έχει γίνει ταινία αλλά νομίζω ότι η καλύτερη και η διασημότερη μεταφορά ε, βιβλίου του Στίβεν King στον κινηματογράφο έχει γίνει από έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτε στην ιστορία του κινηματογράφου και έναν από τους πιο αγαπημένου μέσα στους 5-6 που ανέφερα νωρίτερα είναι ο Stanley Κιούμπρικ ο Στάνλε Κιούμπρικ ή Κούμπρικ ε, είναι αυτός που ανάμεσα στις πολλές καταπλητικές ταινίε του έχει παρουσιάσει το The Shining, η Λάμψη αυτό είναι ένα βιβλίο του Στίβεν το Κίνκ στο οποίο έχει βασιστεί ε, η ταινία η Λάμψη του Κιούμπρικ η οποία φυσικά είναι και μια από τις καλύτερες ταινίε που έχω δει εγώ προσωπικά αλλά σίγουρα και μια από τις πιο τρομακτικές ταινίε που υπάρχουν θα μιλήσω και για κανένα δυο άλλε παρακάτω όσο έχετε κουράγιο να με ακούσετε και να τις δείτε. Το design του Kubrick, την, λίγο πολύ την υπόθεση, ίσως την ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο χειμερινό θέρετρο ξενοδοχείο. Ε, το Όχι, δεν είναι θέατρο ξενοδοχείο, το οποίο πηγαίνει ο Jack Torrens, ο Jack Nicholson στην προκειμένη περίπτωση, με τη Sally Duvall, τη γυναίκα του και ένα το μικρό του γιο. Για να γίνει ο επιστάτη του ξενοδοχείου αυτο, το οποίο κλείνει για το χειμώνα τελείω. Είναι απρόστο, αποκλείεται από τα χιόνια, κλπ. Και, και για να μπορέσει να το συντηρήσει κάποιο, πρέπει να μείνει εκεί μέσα. Ένα επιστάτη κατά όλη τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι να ξανανοίξει το ξενοδοχείο την άνοιξη. Το ξενοδοχείο αυτό έχει το θερμικό τίτλο Overlook hotel. Το Overlook σημαίνει δηλαδή η θέα από ψηλά. Ε, το overlook hotel, λοιπόν, το οποίο φυσικά είναι αλλά είναι στοιχισμένο μόνο το χειμώνα, αποτιβαίνεται. Ε, απομονώνεται σε αυτό το τεράστιο ξενοδοχείο ο Τζακ Νίκολσον με την οικογένειά του και εκεί αρχίζει και τον στοιχιώνει το στοιχείο του ξενοδοχείου και συμβαίνουν όλα αυτά τα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία και στο βιβλίο του Stephen King. Με, την, με τον τίτλο «The Shining» ε, χαρακτηρίζεται η τηλεπάθεια την οποία έχει ο μικρός και την πρόγνωση του μέλλοντος, την έκτη αίσθηση και άλλα, Υπάρχει ένας α, παλιός α, επιστάτης του ξενοδοχείου α, ο οποίος γνωρίζει τον, ένας γέρος νεύρος, ο οποίος γνωρίζει το μικρό και καταλαβαίνει ότι έχει το The Shining, τη λάμψη, την οποία την έχει και αυτός ο γέρος και βρίσκονται σε τηλεπαθητική επαφή ας πούμε με τον μικρό. Από εκεί βγαίνει ο τίτλος The Shining. Σημαίνει την τηλεπάθεια, την έκτη αίσθηση αυτή που έχει ο μικρός της οικογένειας στην προκειμένη περίπτωση του Τζακ Νίκολσον που παίζει τον Τζα πρωταγωνιστή ε, το Overlook Hotel αυτό είναι αληθινό ξενοδοχείο, φυσικά δεν είναι σε setting staging για την ταινία είναι ένα αληθινό ξενοδοχείο που λέγεται Stanley Hotel και είναι στο Colorado αναζητήστε λοιπόν όσοι θέλετε να, να, να επισκεφθείτε ίσως το Overlook Hotel της ταινίας αν σας άρεσε θα πρέπει να πάτε στο Stanley Hotel στο Colorado ε, μπορείτε να το ψάξετε να βρείτε πω είναι σήμερα και πως πηγαίνετε εκεί Εγώ έχω πάει, τώρα θυμήθηκα, σας έλεγα στην αρχή τη εκπομπή για το The Haunting of Hill House ή το The House on Haunted Hill. Υπάρχει μια τέτοια ατραξιών στοιχειωμένου σπιτιού, δηλαδή που είναι ας πούμε σαν Disneyland φάση, έτσι, σαν theme, theme park στην Καλιφόρνια, στα Woodland Hills, στους Woodland Loafus που λέγεται The House on Haunted Hill, και όπου εκεί εφαρμόζονται την τελευταία λέξη τη τεχνολογία για να έχει, α πούμε, μια στοιχειωμένη περιπέτεια σε αυτή τη στοιχειωμένη έπαυλη πάνω στο λόφο, που είναι όλοι πειραγμένη τεχνολογικά μέσα και παρουσιάζει όλων των ειδών τα ανεξήγητα φαινόμενα. Κυρίω εφαρμόζοντα το παλιό Stage Magician κόλπο του Peppers Ghost, το οποίο είναι ένα κόλπο το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσω με λόγια. Τώρα θέλω σχεδιαγράμματα για το πώ να το κάνετε. Γίνεται με, με τζάμια και με καθρέφτε και μπορεί να παρουσιάσει πράγματα παρουσίες μες στο χώρο, σαν ολογράμματα φανταστείτε, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα είναι προβολές από ένα τζάμι. Είναι πολύ, πολύ, λίγο πολύπλοκη ιστορία, αλλά σχετικά απλή άμα το πιάσεις. Χρησιμοποιούνται λοιπόν το Pepper's Ghost πολύ, καθώς και ηλεκτρονικές τεχνολογίες, σε αυτό την ατραξιό, α πούμε στα Goodland Hills της Καλιφόρνια, στο The House on Haunted Hill. Ε, Όπω είπα, βασισμένο στο Haunting of Hill House της Shirley Jackson και στις ανάλογες ταινίες Εκεί έχει μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία στην οποία έχω πάει. Βέβαια, έχω επισκεφτεί και το Haunted Mansion τη Disneyland ε, στην Original Disneyland στο Anaheim του Orange County τη Καλιφόρνια, κάτω από το Los Angeles Είναι η αληθινή και η πρωτότυπη αυθεντική Disneyland όπου τα πάντα είναι χειροποίητα. Δεν υπάρχει τίποτα ηλεκτρονικό στην Disneyland. Είναι προφανώ, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο αριστούργημα του φανταστικού στην ιστορία του κόσμου και του πλανήτη μα. Είναι η Original Disneyland του Walt Disney στο Αναχάιμ του Orange County της Καλιφόρνια, όπου πραγματικά έχουν επιστρατευτεί όλοι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του φανταστικού για να φτιάξουν αυτό το απίστευτο πράγμα εκεί πέρα, το οποίο είναι μια απίστευτη εμπειρία. Έχει πάρα πολλά rides, ένα από τα θρηλυκά είναι το The Haunted Mansion, η στοιχειωμένοι έπαυλοι. Έχουν γίνει και ταινίε πάνω σε αυτό κτλ. Τέλο πάντων είναι μια καταπληκτική εμπειρία, θα σας πω μόνο, Όσοι δεν έχετε πάει δεν θα σας κάνω spoiler, Θα σας πω μόνο ότι μπαίνετε μέσα Το πρώτο μόνο spoiler θα κάνω Ότι μπαίνετε μέσα σε αυτή τη στοιχειωμένη έπαυλη Κοιτάτε τους πίνακες Ας πούμε που ζωντανεύουν Και άλλα διάφορα παράξενα φαινόμενα Και ξαφνικά φεύγει το πάτωμα Δεν το περιμένετε ότι είναι αυτό Φεύγει το πάτωμα κάτω από τα πόδια σας Και γίνεται όλο η έπαυλη, Όλο το πάτωμα της έπαυλης ασανσέρ Εκεί που δεν το περιμένει. Δηλαδή, χάνει το πάτωμα κάτω από το και σε κατεβάζει σε ένα υπόγειο επίπεδο όπου είναι όλο το, ατραξι... το... Οι ατραξιόν του πράγματος. Κάθεσε μετά σε κάτι πολυθρόνε και φεύγει. Ε... Δεν θα πω περισσότερα. The Holden Mansion στο Disneyland. Ε... Η στοιχειωμένη έπαυλη. Ε... Τώρα. Αντίστοιχα, μια ε, ναι και αναφέρθηκα στον Στίβεν King, πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε την μεταφορά του βιβλίου του «Κάρι», που είναι το πρώτο βιβλίο που έκανε πολύ γνωστό τον Στίβεν Κίνκ. Μεταφέρθηκε στο σινεμά, στο Paranormal σινεμα, στην προκειμένη περίπτωση, από τον Brian De Πάλμα, το 1976, μεγάλος σκηνοθέτη ο Brian De Πάλμα, τον εκτιμώ ιδιαίτερος, και ε, έχει κάνει και μια καταπληκτική και μια Σα προτείνω να τη δείτε κάποια στιγμή που λέγεται Body Double, Μιλώντας για αυτού τους οσίε που σα έλεγα νωρίτερα, να αναφέρουμε και αυτή την ταινία, το Body Double, το σώμα διπλό του ε, Brian De Palma, με, μια, με ένα καταπληκτικό performance μεταξύ άλλων Της πρωτοεμφανιζόμενης τότε ηθοποιού Melanie Griffith. Ε, το Κάρι λοιπόν του 1976 του Brian De Palma μεταφερμένο στον κινηματογράφο από βιβλίο του Stephen King το πρώτο βιβλίο που έκανε γνωστό το Stephen King. Το Κάρι είναι η ιστορία ενό κοριτσιού το οποίο έχει παρα... καταπληκτικές παρανόρμαλικανότητες ε, τηλεκίνηση κυρίως και εδώ βλέπουμε είναι μια ταινία αυτό που λέμε το coming of age μια ταινία δηλαδή τη εφηβείας και τη ορίμανσης και πως ένα πάλι, ένα εξόριστο από τον κοινωνικό περίγυρο κορίτσι, προσπαθεί ας πούμε στο ΠΡΟΜ δηλαδή σε αυτή τη βραδιά του χορού, του κολεγίου, της αποφύτης από το κολέγιο και τα λοιπά, να συμμετέσχει και αυτή. Και έχουμε πολλές παρενέργειες που συμβαίνουν εξαιτίας του άγχους της και εξαιτίας της προδοσίας που της κάνουν οι άνθρωποι που την κοροϊδεύουν, επειδή είναι κεντρική ας πούμε έτσι και περίεργη, η κάρη. Είναι μια ταινία του De Palma του 1976 Και αυτό μου φέρνει εμένα στο νου Και μια άλλη προσπάθεια τέτοια ε, Του 1984 Το Fire Starter Του Μαρκ Λέστερ Επίσης μια ταινία η οποία δεν είναι τόσο καλή όσο το κάρει Αλλά έχει ενδιαφέρον Το 1984 είναι καλή ταινία Το Fire Starter Δηλαδή ε, έχουμε πάλι ένα κοριτσάκι Το οποίο μπορεί και ανάβει φωτιές εδώ κάπως ας πούμε συνδέεται με το paranormal ζήτημα της αυτόματης ανθρώπινης ανάφλεξης το οποίο θίγω με πολλές λεπτομέρειες στο βιβλίο μου για το παρανόρμαλ και είναι ένα ζήτημα που του έχει δώσει και τον ορισμό του Spontaneous Human Combustion, αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη ο Charles Φόρτ, ο πατέρας της έρευνας του παράξενου των αρχών του 20ου αιώνα ο Τσαρλ Φόρτ είναι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταμένα με το ζήτημα αυτό και του έχει δώσει και τον ορισμό του φαινομένου. Και μάλιστα μια και το αναφέρω, και μιας και αναφέρθηκα και στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange που μπορείτε να αποκτήσετε από εκεί και να παραγγείλετε το βιβλίο Paranormal επιτέλους και να σας έρθει στο σπίτι κρυφά από το αόροτο κολέγιο και πραγματικά ελπίζω ότι θα... Ε, θα σας ανατινάξει το πνεύμα εδώ που λέ, έτσι που θα το λέγαμε Mind Blowing Βιβλίο ελ, ελπίζω να είναι ε, εκεί στην ιστοσελίδα του Strange ανακαλύψετε ένα άρθρο που έχω ανεβάσει τελευταία ένα κείμενο που λέγεται Οι πράκτορες της φωτιάς αυτό ε, αναφέρεται στην αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη αλλά δεν περιέχεται στο βιβλίο μου για το paranormal. αυτό το κείμενο είναι του Charles Ford είναι ένα από τα original κείμενα του Charles Ford για την αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη είναι ένα κείμενο που έχω στη θέση εγώ από το έργο του Charles Ford και το έχω αποδώσει στα ελληνικά όσο καλύτερα μπόρεσα ε, που ασχολείται με το ζήτημα αυτό και έχει τον παράξενο τίτλο «Οι πράκτορες της φωτιάς» «The agents of fire» Διαβάστε το εκεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange... διαχειρό uh, Charles Ford, θριλικό κείμενο ενός θριλικού ανθρώπου, uh, και θα καταλάβετε γιατί έχει αυτό το παράξενο τίτλο η ταινία που είπα... που είναι κάπως σαν έτσι αυτό διπλό ας πούμε της φωτιας Μα αυτό το ζήτημα λοιπόν, ασχολείται αυτή η ταινία που είπα, που είναι κάπω σαν έτσι. Uh, το διπλό α πούμε, τη ταινία του Κάρι, του 1976, του Palma» το 1976, που πένανται Πάλμα από τον Steven King, και εδώ έχουμε το Firestarter του 1984. Από τον Μαρκ Λέστερ. Έχει γίνει και ένα remake το 2022 της ταινίας του Firestarter. Τέλο πάντων έχουν ενδιαφέρον οι ταινίες αυτές που ασχολούνται ακριβώς με τις ικανότητε των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εγώ φέρνω εδώ που μου αρέσουν εμένα. Δεν ξεχνώ μια καταπληκτική cult ταινία, σπάνια, δεν την γνωρίζει πολλοί κόσμος, που λέγεται Medusa Touch. Το άγγεγμα της μέδουσας. Medusa Touch. Του 1978 από το σκηνοθέτη Jack Gold με πρωταγωνιστή τον ε, θρηλυκό Richard Burton. Όπου εκεί έχουμε έναν άνθρωπο με πολύ ιδιαίτερε ικανότητες, ο οποίο ε, καταλαβαίνετε. Τώρα να μην κάνω το spoiler, καταλαβαίνετε από τον τίτλο «Medusa Touch, το άγγιγμα της Μέδουσα. Τι έκανε η Μέδουσα, σε πέτρωνε άμα την εδώ έχουμε λοιπόν τον Richard Μπέρτον στο ρόλο της Μέδουσα, το Medusa Touch του Jack Gold του 1978. Ένα άνθρωπο που έχει κάποιε πολύ παράξενες παρανόρμα αλυκανότητε. Και αυτό μου θυμίζει εμένα, για λόγους ατμοσφαιρικούς την καταπληκτική, πραγματικά καταπληκτική πολύ παράξενη ταινία, The South. Η κραυγή, The South. Ε, η ταινία αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθο, είναι του 1978 επίση. Του Τζέρι Κολυμόφσκι. Α πάρα ξένο σκηνοθέτη, ο Τζέρι Σκολιμόφσκι The South, η κραυγή, με τον Άλαν Μπέιτ. Πολύ καλό ιστοποιό ο Άλαν Μπέιτ και έχω παρατηρήσει ότι έχει παίξει σε πολύ ψαγμένε ταινίε. Σα θυμίζω ότι έχει παίξει μέχρι και το Ζορμπά. Στο Ζορμπά του Καζατζάκη, μαζί, το Ζορμπά το παίζει ο Άντωνη Κουίν στην ταινία και τον ίδιο του Καζατζάκη το παίζει ο Άλαν Μπέιτ. Επίση, αυτό μου θυμίζει και το Μόθμαν Πρόθεση, σα πω παρακάτω. Σε αυτή την ταινία The South υπάρχει ένας άνθρωπος Ο οποίος ε, γνωρίζει να κάνει εκείνη την γραυγή Με την οποία μαρμαρώνεις Ή εκείνη την γραυγή με την οποία πεθαίνει άμα την ακούσει. Και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση Έχουμε κάποιου ανθρώπους που πειραματίζονται με το sonology Δηλαδή την ηχολογία Ένα concept μάλιστα που αργότερα έχουν παρουσιάσει πολύ επιτυχημένα Στην μουσική και στην πειραματική μουσική Η Clock DVA και ο Άντι Newton. Ε, το Sonology εδώ έχουμε μια εφα... εφαρμογή του Sonology πριν βέβαια από τους Clock DBA ε, στην ταινία αυτή The South του Alan Bates που παίζει με τις συχνότητε και παίζει με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν βρει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει αυτές τις κραυγές ε, του Τζέρις Κολυμός και είπαμε The South η κραυγή με τον Alan Bates μια αρκεία ανέφερα τον Alan Bates όπως σας είπα μου θυμίζει κατευθείαν αναπόφεκτα επειδή είναι ένας από τους πρωταγωνιστές την ταινία «Mothman Processes» ε, του 2002 από τον σκηνοθέτη Μάρκ Πέλλιγκτον. Η ταινία «Mothman Processes» στην οποία μεταξύ άλλων πρωταγωνιστεί ο Richard Γκίρ αλλά και ο Άλαν Μπέιτς. Ε, αυτό είναι ένα βιβλίο, συνταξιδιώτες μου, του Τζον Κιλ, έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητές και μουφολόγους και paranormal investigator ε, με, Μεγάλο δάσκαλο ε, για όλου μα που ασχολούμαστε με το, με το παράξενο. Ε, είναι ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του, αυτή η περίπτωση του Μόθμαν, που ο ίδιο εξερεύνησε και μεταφέρθηκε στο σινεμά το βιβλίο του αυτό με τον τίτλο Μόθμαν Πρόθεση, το Μόθμαν Πρόθεση του Τζον Κίλ το 2002 στο σινεμά από τον Μάρκ Πέλιγκτον με τον Ρίτσαρντ Γκίρ και τον Άλλαν Μπέιτ. Ο Άλλαν Μπέιτ παίζει τον Τζον Κίλ. Οπότε αυτό τι επιλογέ που κάνει. Walan Bates και από του αγαπημένου μα, φυσικά. Στο Mothman Processes έχουμε την επιτομή των εναλλακτικών πραγματικοτήτων, των Men Μπλάκ, των εξωδιαστασιακών οντοτήτων, του Mothman κλπ. Δεν έχει δυστυχώ η ταινία μεγάλη σχέση με το βιβλίο. Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό του Τζον Κιλ και είναι ερευνητικό βιβλίο, δεν είναι μυθιστόρημα. Απλώ εδώ το μυθιστοριοποιούν και το παρουσιάζουν στο σινεμά στο paranormal cinema ε, με, με κάποια επεισόδια από τις προσωπικές εμπειρίες που περιγράφει ο Τζον Κιλ στο βιβλίο του Μόθμαν Πρόφεσης. Μην θεωρείτε δηλαδή ότι αν έχετε δει την ταινία Mothman Πρόφεσης ότι ξέρετε και το βιβλίο του Τζον Κιλ δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την ταινία. Είναι απίστευτο το βιβλίο του Κιλ. Βέβαια και η ταινία είναι συγκλονιστική, είναι πάρα πολύ καλή, είναι από τις καλύτερες paranormal ταινίες. Αυτή η ταινία Mothman Prophecy του Mark Pellington του 2002 με τον Richard Gear και τον Alan Bates. Ελπίζω να έχετε ε, χαρτί και στυλό και να ε, σημειώνετε κάτι που σας εντυπωσιάζει από αυτά που σας λέω, ή καλύτερα και όλα, για να μπορείτε να εξερευνήσετε πιο άνετα τον παράξενο κόσμο του Paranormal Cinema όπως σας το παρουσιάζει σήμερα ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ακούστε με κι είναι Paranormal. Στο μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Το παράξινο σκάφο μα, καμπουλαρισμένο, κάνει την περιπέτεια του γύρω από τη γη, εκεί μακριά πάνω στο μαύρο διάστημα. Αλλά για μα καθόλου φωτεινό, καθώ από πίσω μα έχουμε όλα τα άστρα και από κάτω μα τη φωτισμένη γαλάζια γη καλυμμένοι βέβαια από ένα πέπλο πεπλοσκότους, από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης, που δεν επιτρέπουν τίποτε να, κανένα σήμα να φύγει από τη γη, να έρθει στη γη. Παρ' όλα αυτά, με τις μανούβρες, τις τεχνολογικές της συγκυβερνητριάς μου, που είναι πολύ καλοί σε αυτά τα πράγματα, καταφέρνουμε να καμουφλαριστούμε και να μην μπορούν να μας εντοπίσουν οι δυνάμεις κατοχής της γης, να είμαστε αόρατοι για αυτούς και καταφέρνουμε να διαπεράσουμε το πέπλο με το οποίο έχουν περιτυχήσει στην ουσία τη γη και να διεισδύσουν οι συχνότητές μας στον κόσμο σας και να φτάσουν μέχρι τους άγνωστους παραλήπτες τους επιλεγμένους από το Radio Nowhere και το Aura, το Κολέγιο μέσα από τις συχνότητες που αναμεταδίδονται εκεί κάτω σε εσά από το ίντερνετ Radio Albedo 14 κάθε τρίτη στις 8 πλέον. Λοιπόν... Ε, μου υπενθύμησε εδώ προηγουμένω της συγκυβερνήτριά μου να σας πω ότι κατά την παρουσίαση των ταινιών του Paranormal Cinema αυτού του αφιερώματος στο Paranormal στον υπερφυσικό κινηματογράφο ή στον κινηματογράφο του υπερφυσικού για χάρη τους, ε, των ε, ενδιαφερομένων για το Paranormal και δι για το Paranormal βιβλίο μου το νέο αλλά και για χάρη των συνεφίλ που με ακούνε εκεί έξω αν με ακούν ε, παρουσιάζουμε λοιπόν αυτό το παρανόρμα, αλλά αφιέρωμα στο παρανόρμα σινεμά. Μου υπενθύμησε λοιπόν η συγκυβερνήτριά μου να σας πω, ότι κατά την παρουσίαση αυτή, την το έχω κάπως έτσι λίγο σχεδιάσει έτσι, ώστε να κορυφώνεται, δηλαδή δεν ξεκίνησα με τις καλύτερες απόλυτα ταινίες του είδους, καθώς περνάει η ώρα παρουσιάζω τις όλο και καλύτερες. Και μου υπενθύμησε να σα υπενθυμίσω να κρατάτε και ένα χαρτί και ένα στυλό και να σημειώνετε τους τίτλους των ταινιών, τη χρονολογία, του σκηνοθέτε, ό,τι χρειάζεται εν πάση περιπτώσει για να εξερευνήσετε ε, κατηδίαν ε, σε μία μικρή paranormal οδήσια το paranormal cinema. Εφόσον έχετε ήδη ή σκοπεύετε να εξερευνήσετε και το νέο βιβλίο μου για το paranormal. Το απόλυτο βιβλίο για το paranormal, μια πραγματική μεγάλη, πολύ μεγάλη. Έλλειψη στην ελληνική βιβλιογραφία, ένα έλλειμμα που υπήρχε, όπου όλοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα χωρί να ξέρουν ακριβώ για ποιο πράγμα μιλάνε. Εξαντλώ σε αυτό, το, νομίζω, σε αυτό το βιβλίο τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα μεγάλα ζητήματα του Paranormal σε 33 μεγάλα κεφάλαια θεματικά, και είναι πραγματικά ένα πακέτο πρωτότυπων ιδεών, γνώσεων, ενημερώσεων περί επιστημονικών αποδείξεων του Paranormal και άλλα πάρα πολλά. Πάρα πολύ παράξενα πράγματα, ένα πολύ mind-blowing βιβλίο το οποίο όπως σας είπα μπορείτε να το αποκτήσετε και να σας ταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο εάν το παραγγείλετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange όπου εκεί θα βρείτε υπάρχει ένα e-shop και βιβλία και εκεί το νέο βιβλίο για το paranormal. Νωρίτερα μιλούσα, αναφέρθηκα έτσι λίγο φευγαλέα, στο Wes Craven, αυτόν τον ιδιόμορφο σκηνοθέτη που μας είχε δώσει στο παρελθόν τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, όπου κάλυψε ένα μεγάλο κομμάτι το Nightmare on Elm Street του ονειρικού paranormal. Ε, ο Wes Craven παρόλα αυτά έχει κάνει μια αγαπημένη μου ταινία, την οποία εγώ θεωρώ την καλύτερή του, που έχει τον τίτλο «The Serpent and the Rainbow». Uh, το Ερπετό και το Ουράνιο Τόξο The Serpent and the Rainbow είναι του 1988 από τον Wes Craven uh, διαδραματίζεται στην IT στην ίσο της ΑΙΤΙς ΧΑΙΤΙ uh, και είναι uh, στην ουσία μια ιδέα που πήρε ο Wes Craven από την αληθινή ιστορία πίσω από την ταινία uh, η οποία προέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο, ομότιτλο The Serpent and the Rainbow του Wade Davis, του ανθρωπολόγου και εθνογράφου Wade Davis ο οποίος υποτίθεται κατά κάποιο τρόπο ότι είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας The Serpent and the Rainbow στην IT όπου εκεί αυτός ο τύπος πηγαίνει και ανακαλύπτει το μυστικό του βουντού, το μυστικό του πως γίνονται τα ζόμπι γιατί η λέξη ζόμπι προέρχεται από το βουντού δεν εννοεί ε, τις ταινίε όλες αυτές με τα ζόμπι που έχουμε συνηθίσει τις οποίες και σαν ιδέα την έχει εισάγει ως μεγάλο μεγάλος σκηνοθέτης τρόμου ο Τζορζ Ρόμερο, με τις ταινίες του Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead και Diary of the Dead. Ε, ανάμεσά τους το Night of the Living Dead είναι μια super cult ταινία αλλά νομίζω η καλύτερη της τετραλογίας είναι το Dawn of the Dead το οποίο σας συνιστώ να το δείτε στην πρωτότυπη αυτή η ταινία γιατί έχουν γίνει και Remakes. Του Τζορτζ Ρομέρο, ο οποίο σκηνοθέτη Ρομέρο είναι αυτό που για τα ζόμπι όπω τα ξέρετε μέχρι που φτάσαμε πρόσφατα και στην καταπληκτική αυτή σειρά The Walking Dead, που είναι μια νομίζω από τι καλύτερε ε, εξερευνήσει του κόσμου των ζόμπι. Ε, Παρ' όλα αυτά, η έννοια αυτή του ζόμπι, του νεκροζόντανου που γίνεται το Doomsday, α πούμε και όλα αυτά, είναι του Ρομέρο. Εδώ τώρα original, η, η λέξη ζόμπι και το concept προέρχεται από το βουντού όπου οι μάγοι του βουντού ε, ε, δημιουργούνε ζόμπι, δηλαδή ε, έχουν την μαγεία, την ικανότητα, αυτοί οι μαύροι μάγοι των βουντού πρίστης, να αναστήσουν ένα νεκρό και να τον μετατρέψουν, γιατί πάντων το σώμα του νεκρού, αν όχι και το πνεύμα του, και να το μετατρέψουν σε ένα αυτόματο, σε έναν νεκροζόντανο σκλάβο. Ε... Η αντίληψη αυτή φυσικά είναι αρχαιότατη, εγώ την έχω συναντήσει σε μια αξιομνημόνευτη φάση από τα φαρσάλια του Λουκανού, όχι του Λουκιανού, του Λουκανού, Λουκάνους, Ρωμαίος συγγραφέας ε, τα φαρσάλια τα οποία έχει ένα απόσπασμα εκεί πέρα που είναι συγκλονιστικό, ας πούμε που είναι για μια μάγισσα, μιλάμε τώρα για αρχαίο βιβλίο η οποία ας πούμε κάνει αυτό το πράγμα, έχει τη δυνατότητα δηλαδή να μπορεί να καλεί πνεύματα και να ενσαρκώνει τα πνεύματα αυτά στο σώμα ενός νεκρού και αυτό ας και να κινείται. Έχουμε τέτοιες αναφορές ε, από παράξενα περιστατικά, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι μυθολογικά ή αληθινά εδώ που τα λέμε, από τη ζωή του Κορνήλιου Αγκρίπα, Αγρίπα, αυτού του μεγάλου μάγου του παρελθόντο, του μάγου. Όπου, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει γράψει και αυτό το καταπληκτικό σύγγραμμα... το οποίο εγώ προσωπικά εκτιμώ πολύ... το ντεοκούλτα φιλοσόφια... περί της αποκρίφου φιλοσοφίας. Ε, και εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η, η αναβίωση ενός νεκρού σώματος... που στην πραγματικότητα πρόκειται για δαιμονισμό σε νεκρό σώμα. Κάτι τέτοιο λοιπόν υποτίθεται ότι κάνουν οι μάγοι του βουντού... και δημιουργούν τα ζόμπις τώρα... Ο ανθρωπολόγο Wayne Davis πηγαίνει στην Αϊτή για να ανακαλύψει το μυστικό των zombies μέσα εκεί, στο βουντού. <coughs> και ο, το μεταφέρει α, επηρεασμένος θα λέγαμε, ούτε καν βασισμένο το βιβλίο, στο βιβλίο. Επηρεασμένο ο Wes Craven από το βιβλίο The Serpent and the Rainbow, κάπω παρουσιάζει την, περιπέτεια αυτή, την αληθινή αυτή η περιπέτεια του ανθρωπολόγου αυτού και πώ ανακαλύπτει το μυστικό των zombies όπου ανακαλύπτει ότι α, υπάρχει μία σκόνη από ένα δηλητηριώδες ψάρι, την οποία ο μάγος του βουντού τη φυσάει στο πρόσωπο φου, και πέφτει σε μία κατάσταση πολύ πιστικής νεκροφάνειας. Ε, έπειτα με διάφορα βότανα και κόλπα έρχεται και σε, στον τάφο σου σε ξεδάβει, συνεφέρει σε, σε, και με μία μαγική θα λέγαμε βούντου πλήση εγκεφάλου σου σβήνει την προσωπικότητά σου και σε μετατρέπει σε νεκροζώντανο αυτόματο σκλάβο του μάγου ενώ όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι είσαι πεθαμένος. Ε, Καταπληκτική ταινία πρέπει να τη δείτε πολύ χαρακτηριστική για το τι συνέβαινε στην πραγματικότητα στην IT και μπορεί να συνεχίζεται να συμβαίνει ε, όλη αυτή η ιστορία με τους Τον Μακούτ την... Ε, Υπηρεσία ασφαλεία εκεί του δικτάτορα τη ΑΕΤ που ήταν και αυτό magician Είναι αληθινέ ιστορίε αυτέ που να τι ψάξετε. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να το ξεκινήσετε ε, περιπετειωδό και όμορφα με την ταινία αυτή του Wes Craven, The Serpent and the Rainbow. Και μια και αναφέρθηκα στα zombie, σα θυμίζω και αυτή την παλιά ταινία ε, τη δεκαετία του, του τέλη δεκαετία 30, The White Zombie, στην οποία παίζει και ο Μπέλα Λουγκόρ. Πρέπει να το δείτε αυτό, α πούμε, το White Ζόμπι, παλιά σπρώμαυρη ταινία του παρελθόντος, που συνδέεται με όλα αυτά. Ε, και επίσης, πάνω απ' όλα, την πραγματικά εντυπωσιακή ταινία που σχετίζεται με όλα αυτά, την παλιά. Επίσης, νομίζω, τώρα με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι του Ζάκ Τρινέρ επίσης, το «I walked with a zombie». Περπάτησα με ένα ζόμπι. «I walked with a zombie». Παλιά σπρώμαυρη ταινία. Ε, νομίζω είναι του Ζάκ Τρινέρ που έχει κάνει και το «Cut People και το «Night of the Demon» που αναφέρθηκαν νωρίτερα. «I walked with a zombie». Ε, η, η ιστορία αυτή με το Serpent and the Rainbow», με τους νεκροζώντανους και με όλα αυτά, μου φέρνει στο μυαλό αυτή την μοναδική ταινία από τις καλύτερες του είδους, πάρα πολύ τρομακτική. Εγώ την έχω ασού πούμε, στις 10 πιο τρομακτικές ταινίες, είναι του 1979, κάλτ ε, ταινία και από έναν πολύ κάλτ σκηνοθέτη, το Fantasm, το φάντασμα, αλλά ε, FANTASM, P-H-A-N-T-A-S-M, -E. FANTASM, 1979, του Ντόν Κοσκαρέλι, καταπληκτικός κάλτ σκηνοθέτης, πολύ δικός μας, ο Ντόν Κοσκαρέλι. Έχει μεγάλο cult following και ένα, μέσα στο cult following αυτό ανήκει και ο καπετάνιος σας, ο κάπτεν Νέμο, ο εγώ δηλαδή. Και το ίδιο επίσης ελπίζω και η συγκυβερνήτριά μου, αλλιώ την απολύσω. Το φάντασμα του Ντόν Σκαρέλη του 1979, καταπληκτική χόρορ ταινία με πολλά στοιχεία παρανόρμαλ μέσα και «Supernatural» φυσικά, με δύο λόγια χωρί να θέλω να κάνω το spoiler τουλάχιστον όχι ιδιαίτερα, είναι ένα Πιτσιρικάς στην ταινία, ο οποίος αποκτάει μια ψύχωση με έναν νεκροθάφτη, ο οποίος είναι ένας πολύ ψηλός τύπος, τρομακτικός, ε, με τον οποίο καταλαβαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και εκεί εξερευνώντας την περίπτωση του νεκροθάφτη αυτού, ο Πιτσιρικάς αυτός ανακαλύπτει τι, γη, τι κάνει ο νεκροθάφτης αυτός ε, με τα σώματα τα οποία έχει στη διάθεσή του Θρυλικό έχει μείνει από την ταινία αυτό το σφαιρίδιο, μια α, ασημένια μεγάλη σφαίρα η οποία μπορεί και πετάει και υποπτεύει, α πούμε, του χώρου εκεί που χρησιμοποιεί ο νεκροθάφτη. Αυτή η πτάμενη είναι σουρεαλιστική, τελείω μα, μαγικό ρεαλισμό είναι η ταινία, καταπληκτική. Ε, πετάει αυτή η σφαίρα η μεταλλική, η οποία μόλι συναντάει άνθρωπο ε, δεν, χρ, δεν χρειάζεται να δεν έχει security, δηλαδή έχει αυτέ τι σφαίρε αυτό εκεί πέρα. Ε, μόλι συναντάει άνθρωπο βγάζει κάτι. Ε, ε, λάμες μπροστά έρχεται σου καρφώνεται στο κεφάλι με τις λάμες ανοίγει μια τρυπούλα βγαίνει να τρυπάνει σου τρυπάει τον πέτοπο και σου αφαιρεί ας πούμε όλα τα υγρά από το εγκέφαλο. Ε, παρόλο που αυτό ακούγεται α πούμε λίγο γκορ ε, η ταινία πραγματικά έχει να κάνει με εξωδιαστασιακές οντότητε, με σκλάβους νεκρούς ανθρώπους που στέλνονται σε μια άλλη διάσταση και πάρα πάρα πολλά άλλα καταπληκτικά πράγματα αυτή η ταινία το φάντασμα. Εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση του ταξιδιώτες μου η ταινία αυτή και λόγω των περιστάσεων της, κατά τις οποίες την είδα για πρώτη φορά. Ε, όπως σας είπα η ταινία του 1979. Περίπου εκείνη την εποχή που βγήκε είχα πάει στην Θεσσαλονίκη σε ένα ε, B-movie δηλαδή αυτό που παλιά λέγαμε ταινίες Δευτέρας Προβολής ε, και που παίζανε μια-δυο ταινίε, ας πούμε. Είχα... Ε, υπήρχε ένας τέτοιο κινηματογράφος στη Θεσσαλονίκη, το Αργό, θυμάμαι. στο οποίο πήγαινε και έβλεπες δύο-τρεις ταινίες, ας πούμε, πακέτο, ε, B-movies. Και εκεί, λοιπόν, είχα πάει ένα βράδυ μόνος μου. Μου άρεσε καμιά φορά στο μακρινό παρελθόν να πηγαίνω σινεμά μόνος μου το νύχτα και να βλέπω βαράξενες ταινίες. Πήγα, λοιπόν, σε, σε αυτή την προβολή του Φάντας του Ντόν Κοσκαρέλη, και σε αυτό το σ ε, ήταν νύχτα και δεν υπήρχε κανένα μέσα στο σινεμά. Ήμουνα μόνο μου. Εκτό από μία κυρία ρακοσιλέκτρια, η οποία προφανώ ήταν χειμώνα, η οποία προφανώ είχε πληρώσει το πολύ μικρό εισιτήριο στο σινεμά για να έχει ένα ζεστό μέρο να κοιμηθεί. Και έτσι λοιπόν στι πρώτε σειρέ υπήρχε μία παράξενη γριά, με ένα φακιόλι στο κεφάλι και με σακούλε γύρω γύρω περιτυχισμένη, η οποία κοιμότανε. Και κάπου πίσω στην τρίτη δέτατη σειρά, μέσα στο άδειο τελείω σινεμά, ήμουν εγώ μέσα στο χειμώνα. Νύχτα και είδα το φάντασμα του Ντόν Κοσκαρέλι και ήταν ας πούμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γιατί η εταιρεία είναι πολύ τρομακτική. Ε, συνιστώ λοιπόν στους φάν του Καλτ Κινηματογράφου ε, να δουν οπωσδήποτε αν δεν το έχουν δει το Φάντασμ του Ντόν Κοσκαρέλι του 1979. Ο Ντόν Coscarelli μας έχει δώσει και άλλες καταπληκτικές ταινίες, μία από αυτές είναι το θρυλικό «Baba Hotep». Το μπάμπα χωτέπ είναι ο μπάμπα στον νότο στι ΗΠΑ, στι νότιε πολιτείε, εκεί, Τενεζή, Μέμφυ, Τέξα κλπ. Μπάμπα σημαίνει αυτό που λέμε dude, ο μάγκα, ξέρω εγώ, ο τύπο, ο ωραίο. Και Χωτέπ, α πούμε, είναι ε, κατάληξη των διαφόρων Αιγυπτιακών ονομάτων, α πούμε, των Φαραώ κλπ. Αμέν Χοτέπ, θυμηθείτε και τέτοια. Μπάμπα Χοτέπ, λοιπόν, όπου στην ταινία αυτή είναι ο Έλβη Πρίσλεϊ, ο οποίο δεν έχει πεθάνει, ο οποίο βρίσκεται σε γυροκομείο, έχει ε, σκηνοθετήσει το θανατό του. Είναι στο γυροκομείο. Τον Έλβη Πρίσλεϊ τον παίζει ο καταπληκτικό Bruce Campbell. Ε, Σα θυμίζω ότι ο Bruce Campbell είναι ο πρωταγωνιστή των ταινιών Evil Dead ε, του Sam Raimi. Συγκλονιστικό τοπιός οποίο και πολύ καλτ και πολύ αγαπημένο μα, ο Μπρου Κάμπελ παίζει λοιπόν τον Έβρι Σπρίσλε και είναι εκεί πέρα μαζί με τον Τζον Κένεντι, ο οποίο επίση έχει συνωθεί στο θάνατό του και είναι στο ίδιο γυροκομείο. Και με τη, με τη λεπτομέρεια ότι ο Τζον Κένεντι είναι μαύρο. Το μπάμβαρο Χότε η ταινία Τον Τζον Κοσκαρέλ. Ο Τζον Κοσκαρέλ επίση έχει κάνει μια πάρα πολύ παράνορμα ταινία, την οποία πρέπει όλοι να δείτε, είναι πολύ καλτ, μια και τον ανέφερα α πούμε. <χιστεί> Είναι, βασίζεται σε ένα βιβλίο πολύ σουρεαλιστικό, πολύ κάπω του David Wong. Ε, η ταινία λέγεται John Dies at the end. John dies at the end. Ο John πεθαίνει στο τέλος». Ε, στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει στο τέλος ο John στην ταινία, αλλά έτσι είναι ο τίτλος. Λοιπόν, ε, βασίζεται σε ένα βιβλίο ομώνυμο του David Wong. Η ταινία είναι του 2012. John dies at the end. Όπου παρελάβουν τα πάντα από το paranormal μέσα με Double ντομπελγκάγγερ, σπολτεργάιστ, εναλλακτικές πραγματικότητες, εναλλακτικές καταστάσεις συνείδησης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πέσει αυτή την ταινία πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε επίσης του Ντόν Κουσκαρέλ με το χαρακτηριστικό ύφος του που ακροβατεί στην μαύρη κομμωδία και στο χώρο. Και γιατί ε, αναφέρθηκα ε, ε, ε, ε, ε, τόση ώρα να φέρομαι στο ε, ε, paranormal cinema. Πρέπει να πω ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα των ταινιών αυτών, τα, των super natural ή paranormal ταινιών, ε, είναι αυτό που δεν δείχνει. Ε, αρχής γεννωμένης από τα το έργα του Lovecraft μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο φανταστικό, το μεγάλο μυστικό δεν είναι τι δείχνει, αλλά τι δεν δείχνει. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σε αυτό, θυμάμαι γιατί σας είπα και νωρίτερα ότι έχω σπουδάσει κινηματογράφο... Και σκηνοθεσία είχα την τύχη, σπουδασα στην Αγγλία, είχα την τύχη να ε, έχω σαν δάσκαλο στο Royal Film Academy τον Άλαν ε, Πάρκερ, τον σκηνοθέτη Άλαν Πάρκερ, τον οποίο ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για τον κινηματογράφο, που τον χάσαμε πριν από μερικά χρόνια. Ε, ο Άλαν Πάρκερ, καταπληκτικός σκηνοθέτης, ε, είχα την τύχη να είναι ένας από τους δασκάλου μου εκεί και τον οποίον ήξερα προσωπικά. Ε, έχει κάνει ταινίε όπως το The Wall, τον Pink Floyd, όπως το Birdie, όπως το Midnight Express Το Express του Μεσονυχτίου, τη μουσική αυτή από το Express του Μεσονυχτίου Του Τζόρτζο Μοροντέρ χρησιμοποιώ και σαν σήμα στην εκπομπή μας εδώ του μυστικού διαστημικού σταθμού ε, Πάρα πολλές ταινίε και ανάμεσά τους και το Angel Heart Δηλαδή, αυτό που έχει βγει στα ελληνικά με τον τίτλο Ο Δαιμονισμένο Άγγελο με τον Μίκη Ρούρκ και τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Θα σα πω γι' αυτό τώρα. Ε, ο Άλαν Πάρκερ, λοιπόν, ένα από τα πρώτα μαθήματα που μα είχε κάνει ήταν το φρέιμ. Δηλαδή, όλη η δάσκα για το φρέιμ, για το κάδρο. Και μας έλεγε ότι η, ο, η τέχνη του κινηματογράφου είναι η τέχνη τη φωτοσκίαση, των φωτοσκειάσεων και η τέχνη του κάδρου. Και η όλη ιστορία είναι τι θα επιλέξει να είναι μέσα στο κάδρο. Δηλαδή τι θα αποκλείσεις από την πραγματικότητα όλη γύρω σου και τι θα αφήσεις να υπάρχει μέσα στο κάδρο. Τι δεν θα δείξεις δηλαδή είναι το ζήτημα. Τι θα αποκλείσει από το κάδρο. Εμένα, καθώς θες να με βάλεις εμένα σε ένα κάδρο να με κινηματογραφήσει σε ένα frame ε, θα πρέπει να επιλέξεις ας πούμε τι θα αφήσει απ' έξω. Θα με, ε, κινημα, θα με φωτογραφήσεις ή θα με κινηματογραφήσεις το μισό μου πρόσωπο, όλο μου το πρόσωπο μέχρι το στήθος μου, ολόκληρος μέχρι την κοιλιά μου, θα φαίνεται αυτή η γλάστρα από πίσω μου ή δεν θα φαίνεται ε, θα υπάρχει το φως από εκεί ή δεν θα υπάρχει κλπ ότι όλη η τέχνη είναι τι δεν θα βάλεις μέσα στο κάδρο και έτσι λοιπόν είναι ε, μεγάλο στοιχείο της παρουσίας της ατμόσφαιρας και του ε, ασπέντς ε, στις ταινίες τις, ε, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με το παρανόρμαλ ε, είναι τι δεν θα δείξει. Ε, τι δεν θα υπάρχει μέσα στο κάδρο, τι δεν θα δείξει από την πλοκή και στη συγγραφική εκδοχή τη ιστορία, γιατί δεν θα μιλήσει, δεν θα πει πολλέ λεπτομέρειε, θα τα αφήσει τη φαντασία δηλαδή του αναγνώστη και στην προκειμένη περίπτωση του θεατή. Οι, οι επιλογέ αυτέ είναι αστείε. Ο Ντέιβιτ Λίντ έλεγε ότι με 70 ιδέε έχει μία ταινία. Σεναριακά. Ότι χρειάζεσαι 70 ιδέε, δηλαδή 70 σκηνέ. Ε, τέλος πάντων αυτά είναι μια άλλη συζήτηση Η, α, και, α, έτσι λοιπόν καταπληκτική ταινία του Άλαν Πάρκερ το Angel Heart όπου ο Μίκη Ρούρκ ατμοσφαιρικότατη ταινία σε πολλά επίπεδα αξιοθαύμαστη και καταπληκτική και σεναριακά ο Μίκη Ρούρκ είναι αυτός ο οποίος α, είναι detective και ο οποίος μπαίνει σε μια φάση να ανακαλύψει ένα τύπο ο οποίο έχει σπάσει το συμβόλαιό του με τον Louis Cypher, τον ε, κεντρικό αυτόν τύπο και μάγο της ταινία, που τελικά δεν είναι άλλο, το φαίνεται και από τον τίτλο, από τον Louis Cypher, από τον Lucifer, τον οποίο παίζει ο Robert Niro Και θέλει, ας πούμε, να βρει έναν τύπο που του την έχει κοπανίσει, δηλαδή που έχει ε, προδώσει το συμβόλαιο που έχει κάνει με τον διάβολο, και προσπαθεί να τον βρει. Το μεγάλο twist τη ταινία. Ε, ε, μάλλον καλύτερα, δεν ξέρω η συγκυβερνήτριά μου τι λέει, να το, να το πω, όχι να μην το πω. Ε, εσείς που το έχετε δει, το ξέρετε. Εσείς που δεν το έχετε δει, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την ταινία Angel Heart του Alan Parker, του μεγάλου δασκάλου μα, ε, με τον Robert De Niro και τον Μίκη Ρούρκ ε, Αυτό σα λέω μόνο, γυρισμένο στη Louisiana δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί αυτή τόσο παρανόρμαλ και τόσο magic ε, ταινία με το καταπληκτικότερο κατά την άποψή μου twist που υπάρχει σε πλοκή σύγχρονης ε, ταινίας <coughs> όσον αφορά το ποιος είναι ο κυνηγός και ποιος είναι ο θήτης η φάση αυτή μια και αναφέρθηκα στον Λούσιφερ εδώ τώρα είναι φυσικά μα έχει στο νου η κόλαση, και εδώ τώρα θυμήθηκα αυτές τις παλιές Ιταλικές ταινίες τρόμου, ε, χαρακτηριστικός ο Ιταλικός κάλτ κινηματογράφος horror και ιδιαίτερα εκείνες οι ταινίες του που σχετίζονται άμεσα με το paranormal. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κατά την προσωπική μου άποψη είναι μία ταινία του Λούτσιο Φούλτσι του 1981. Ο Λούτσιο Φούλτσι είναι ο μεγάλο δάσκαλο των ε, Ιταλών κινηματογραφιστών horror, ε, έχει κάνει πολλές ε, ενδιαφέρουσες σκάλτ ταινίες πολλές από αυτές έχουν πάρα πολλά παρανόρμαλ στοιχεία όπως και αυτή το 1981 το, η ταινία όπως έχει μείνει στα αγγλικά να λέγεται The Beyond το επέκεινα έτσι το παραπέρα The Beyond του Λούτσιο Φούλτσι 1981 είχε βγει στην Αμερική με τον τίτλο The Seven Doors of Death οι 7 πόρτες του θανάτου ε, η Uh, είναι ένα βιβλίο αυτό το «Seven doors of death» του Louis Φούλερ στο οποίο κάπως έχει επηρεαστεί ο Φούλτς με το «The Beyond». Ε, είχε βγει στα ελληνικά πάρα πολύ παλιά, δεκαετία 80 ε, με τον τίτλο «Η 7η πύλη της κόλασεως» όπου εδώ εξερευνούμε τη φάση ότι υπάρχουν στη γη επτά πύλες της κόλαση. Επτά πύλες, επτά μυστικά σημεία τα οποία λειτουργούν ως πύλες προς την κόλαση. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν ανακαλύπτουν μία από αυτές τις πύλες οι οποία σχετίζεται με ένα πίνακα που παρουσιάζει ένα χανές ερημικό τοπίο σκονισμένο και γεμάτο σκελετούς και τέτοια που βαδίζει ένα ζευγάρι σε αυτό το τοπίο. Πολύ ενδιαφέρον, οι επίσης και η τυφλή psychic medium που παίζει στην ιστορία είναι πολύ καλή. Ε, αρκετά γκολ, βέβαια η ταινία, εμφανίζονται και μερικά ζόμπι, αλλά αξίζει να τη δει κανεί που είναι λάτρης αυτού του κινηματογράφου, το The Beyond του Λούτσιο Fulci του 1981, 7η τη Κολάσεω στα ελληνικά. Και μια και είμαστε στην Ιταλία, να θυμηθώ εδώ τον μεγάλο δάσκαλο τον Τάριο Αρτζέντο ο οποίο. Ε, Εμπνευσμένο από το Confessions of an English Opium Eater... η εξομολογήσεις ενός Άγγλου οπιοφάγου... ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί κατά τη γνώμη μου... του καταπληκτικού πολιτικού μας και δασκάλου μας... συγγραφέα Thomas de Quincy. Έχει ένα παράρτημα το βιβλίο αυτό που λέγεται... Suspiria de profundis... που σημαίνει στα λατινικά στεναγμός εκβαθέων. Εκεί ο Thomas de Quincey παρουσιάζει τις τρει μητέρες... The Three Matters, την Mater Tenebrarum, την Mater Suspiriorum και την Mater Lacrimae. Ε, που σημαίνει δηλαδή, ε, όπως το λέμε στα αγγλικά για την Παναγία, Our, our Lady of Sorrows, ας πούμε. Η, η κυρά μας των θλίψεων, ας πούμε. Πώς λέμε εμείς η Παναγία, η Παραπορταριανή, η, Παρ, η Παναγία, η Κλέουσα. Οι Καθολικοί λένε Our Lady of, Our Lady of Tears, ξέρω εγώ. Και έτσι εδώ έχουμε μια παράφραση αυτής της αυτή της παράδοσης, που την παρουσιάζει στο Σπύρι προφούντις ο Τόμας Δε για τις τρεις μητέρες η Mater Tenebrarum, η Our Lady of Darkness, η μητέρα του Σκοταδιού και η Mater Suspiriorum, η μητέρα των Στεναγμών και η Mater Λακρυμά, η μητέρα των Δακρύων και οι αντίστοιχες ιστορίες τους και μυστικιστικά τι σημαίνουν όλα αυτά ε, στην, ε, η, η, το Our Lady of Darkness η Mother με έχει ε, φιγουράρει και σαν τίτλος του φριλικού βιβλίου του Fritz Leiber Our Lady of Darkness ε, που ασχολείται με το Megapolismency το αναφέρω σημειολογικά και έτσι λοιπόν ε, ο Dario Argento εμπνευσμένο από το Suspiria De Profundis του Thomas De Quincy μπαίνει να κάνει τρεις καταπληκτικές paranormal ταινίες και αυτές οι ταινίε είναι το Τενέμπρε, το Σουσπίρια και εδώ διχάζονται οι γνώμες. Ε, νομίζω η, τρίτη, η πρώτη ταινία είναι το Προφόντο Ρώσο, δηλαδή το, ε, το Βαθύ Κόκκινο. Ε, ε, καταπληκτικό το soundtrack των ταινιών αυτών, ε, το οποίο πάντα γίνεται από ένα καταπληκτικό Ιταλικό γκρουπ, ε, φίλη του Ντάριου Αρτζέντο, οι Goblin που έχουν κάνει πολύ ωραία soundtracks ε, για χώρο σίνεμα ειδικά για τις ταινίες του Ντάριο Αρτζέντο ψάξτε τους, είναι καλή περίπτωση οι Goblin που παίζουν ας πούμε και στο τενέμπρε και στο Σουσπίρια και στο Προφόντο ρόσο. το Σουσπίρια έχει δεχθεί και ένα remake το οποίο έχει ενδιαφέρον ε, ε, είναι Σουσπίρια δηλαδή άγμη έτσι, είναι μια κοπέλα η οποία πηγαίνει σε μια σχολή θηλαίων στην οποία μια σκιερή α, η κυρία είναι αυτή που κυβερνάει τα πράγματα εκεί. Το μέρο είναι μαγεμένο, έχει επαφή με μια άλλη πραγματικότητα. Τέλο πάντων, είναι καταπληκτικέ ταινίε αυτέ. Το Τενέμπρε είναι με έναν serial killer ο οποίο έχει παρανόρμαλα απολύξει το ζήτημα κλπ. Εξερευνήστε αυτέ τι ταινίε, ειδικά το Τενέμπρε και το Σουσπύρια του Ντάριο Αρτζέντο. Και βέβαια την ταινία πάλι του Ντάριο Αρτζέντο, Φαινόμενα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τα παρανορμαλ φαινόμενα, βέβαια, έτσι, το φαινόμενα του Ντάριου Αρτζέντο. Παρόλο που οι είναι Ιταλικές είναι στην αγγλική γλώσσα. Και έτσι εδώ ε, έχουμε ε, μερικά πολύ καλά δείγματα που σας ανέφερα τώρα από το παρανορμαλ σίνεμα πριν μπούμε ακόμη βαθύτερα για να εξερευνήσουμε κι άλλες ταινίες. Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό, όπου εγώ, ο Παντελής Γιαννουλάκης και η συγκυβερνήτριά μου σας προσφέρουμε σήμερα ένα αφιέρωμα στον παρανόρμαλ κινηματογράφο για την μικρή ή μεγάλη σας οντήσια της εξερεύνησης του. Μας ακούτε... Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα στι 8 πλέον, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστηριώδε σκάφο μα έξω από τη γη, αλλά τόσο μέσα στα πράγματα τη γη, εκπέμπουμε τι συγγνωτητέ μα εκεί κάτω, που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Σήμερα κάνουμε ένα παράξενο αφιέρωμα κινηματογραφικό, μέσα από το ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό κινηματογραφικό αφιέρωμα. Στο παρανόρμαλ σίνεμα Σαν ένα δώρο επιπλέον Σαν ένα συνοδευτικό ας το πούμε Μια συνοδευτική εκπομπή του βιβλίου μου Παρανόρμαλ Το οποίο μπορεί να σας έρθει στο σπίτι σας Κρυφά από το αόρατο κολέγιο Το απόλυτο βιβλίο για το παρανόρμαλ Εάν το βρείτε Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Και το αποκτήσετε Θα το βρείτε εκεί μέσα Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Στο e στα βιβλία Παρανόρμαλ, το απόλυτο βιβλίο λοιπόν για το παραφυσικό, μια συνοδευτική εκπομπή αυτού του μεγάλου ε, mind-blowing, μ' αρέσει να το λέω. Ε, μπορεί να ανατινάξεις κυριολεκτικά τον εγκέφαλο και το πνεύμα των αναγνωστών του. Ε, το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, το παρανόρμαλ, το τελευταίο μου βιβλίο. Και αυτό είναι μια συνοδευτική εκπομπή λοιπόν για το paranormal cinema. το paranormal κίνημα, το paranormal κινηματογράφο και τις ταινίε του, τις καλύτερες από αυτές κατά την άποψή μου πάντοτε, διότι οι ταινίε είναι πάρα πολλές και δεν επαρκεί κανένας χρόνος ή καμία εκπομπή για να τις παρουσιάσει κανείς όλες. Τις πιο αξιόλογες κατά τη δική μου άποψη ε, και συνεχίζω να κορυφώνω ε, τις ταινίε καθώς περνάει ο χρόνος της εκπομπής. Αναφέρθηκα νωρίτερα στο Serpent and the Rainbow του Wes Craven και στο βιβλίο αυτό του εθνολόγου, ανθρωπολόγου Γουέν Ντέιβι που ανακάλυψε το μυστικό των ζώμπι τη IT και μου θύμισε αυτό τον σκηνοθέτη Ρίτσαρτ Στάνλεϊ. Ο Ρίτσαρτ Στάνλεϊ είναι ένα πολύ καλό και πολύ δικό μα, ψαγμένο πάρα πολύ, ίσω ο πιο ψαγμένο σκηνοθέτη εποχή μα, νομίζω εγώ. Ο οποίο ε, αρχικά έχει γίνει πολύ γνωστό από τα βίντεο κλειπs που έκανε για λογαριασμό του gothic συγκροτήματο Fields of the Nephilim. Ε, ευθύνεται και για το style, ας πούμε, τον, του συγκροτήματο, αυτό το gothic western κλπ. Ε, Εσεί που γνωρίζετε το συγκρότημα θα γνωρίζετε και τον σκηνοθέτη. Οι υπόλοιποι που τον ακούτε τώρα για πρώτη φορά πρόκειται για έναν νότιο-αφρικανό σκηνοθέτη, Άγγλο-αγγλική αγ, καταγωγή, τον Ρίτσαρντ Stanley ο οποίος ε, έγινε πολύ γνωστός στο underground και στο cult κινηματογράφο από την ε, ε, ταινία του, ε, του 1990, Hardware. Το Hardware, ε, καταπληκτική ταινία, sci-fi, σε, sci σε μία έρημο, ε, παίζει και ο Iggy παίζει και ο... Τύπο ο τραγουστή των Φιλτζοδενέφιλιμ. Τέλο πάντων, μια πολύ καλή ταινία σε μια έρημο, science fiction. Υπάρχουν υπολείμματα σε κάτι μάντρε, α πούμε, από ρομπότ. Κάποιο ανακαλύπτει ένα κεφάλι ενό android, ε, Το παίρνει σπίτι, πειραματίζεται με αυτό και φτιάχνει κάτι. Τέλο πάντων, να μην κάνω spoiler, μια πολύ καλή ταινία. Η χαρακτηριστική του Ρίτσαρντ Στάνλερ, αλλά δεν τον αναφέρω για αυτή την ταινία. Ε, όσο για τα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει. Βέβαια εκτός από το κυμαντέρ έχει κάνει και άλλε καλές ταινίες Νομίζω αυτή που ξεχωρίζει είναι η θρυλική ταινία Dust Devil Το 1992 Dust Devil Που την έχει γυρίσει στην Αφρική Πάλι με σαμάνους, πάλι με μάγους Πάλι με μια Στην έρημο της να μην πει Πολύ εντυπωσιακή ταινία νομίζω και πολύ παρανόρμαλ Το 1992 Dust Devil Του Richard Stanley και, ε, και βέβαια και η ταινία «The Other World» του 2013. Ε, ίσως κάποιοι τον έχετε συναντήσει πρόσφατα, γιατί το 2019 ο Ρίτσαρντ Στάνλεϊ έκανε την ταινία «The Color Out of Space». Μεταφορά ε, στον κινηματογράφο του καταπληκτικού και διάσημου διηγήματος του Χάουαρτ Φίλιπς Lovecraft. «The Color Out of Space», το χρώμα από το διάστημα. Ε, Προταγωνιστή ο Νίκολας Κέιτζς όπου έχουμε ίσως μία από τις πιστότερες μεταφορές, νομίζω εγώ, με κάποια άδεια βέβαια, έργου του Lovecraft. Είναι αυτό, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε εσείς οι Λαυγραφτικοί, αν δεν το έχετε δει, The Color Out of Space του 2019, του Ρίτσαρντ Στάνλι, όπου σε μία αγροτική περιοχή κάτι έρχεται από το διάστημα, και το οποίο εξαπολύει μια ενέργεια, α το πούμε έτσι, στην περιοχή ολόκληρη με ένα χρώμα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς. The color out of space. Ε, δεν ξέρω αν το ε, κάνουν δικαιοσύνη, ας πούμε, το, το διήγημα της Ποστόπας τελείω απλω, απλωστευτικά αλλά δεν θέλω να κάνω περισσότερα spoilers για αυτούς που θέλουν να το δουν ή και να διαβάσουν το πρωτότυπο οδήγημα του Howard Phillips Lovecraft, The Colorado, The Colorado Space. Εδώ αναφέρομαι στην ταινία του 2019 από τον Richard Stanley. Τώρα, ο Richard Stanley, εκτός από το Hardware, το Colorado Space, το Otherworld, το Dust Devil και άλλα τέτοια, mm. έχει κάνει και μια σειρά ε, ντοκιμαντέρ, τα οποία μου θύμισε τώρα αυτή η ιστορία με το Voodoo, γιατί έχει κάνει ένα πραγματικά καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για το Voodoo της ITς. Ο τύπο αυτό, ο Ρίτσα Στάνλε, ο σκηνοθέτη, ε, είναι πολύ ψαγμένο, είναι πολύ δικό μα. Έχει γράψει και κάποια καταπληκτικά άρθρα στο κλασικό φορτεανό περιοδικό, στο Fortean Times. Και έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο, αναζητώντα έτσι, μυστηριώδει, ε, αρευνώντα μυστήρια, paranormal καταστάσει, magic, μυστικισμό κλπ. Ο τύπο λοιπόν έχει ταξιδέψει στην ΑΕΤ και έχει μπει μέσα στι τελετέ του βουντού τη ΑΕΤ, τη Original με μεγάλο κίνδυνο και έχει κάνει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το Voodoo. Ε, τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ είναι λίγο δισεύρετα, είναι λίγο σπάνια. Εγώ απέκτησα κάποια στιγμή ένα box πολύ ωραίο, με το, ένα box του Dust Devil, του Ρίζα Στάνλεϊ, που έχει ας πούμε το uncut ε, εκδοχή της ταινίας και έχει και επιπλέον βιβλιαράκια μέσα και έχει και ένα πακετάκι με DVD που είναι τα ντοκιμαντέρ του. Ανάμεσα σε αυτά έχει κάνει και το καταπληκτικό The Secret Glory. Ε, στους πιο ψαγμένου από εσά, ο τίτλος αυτός ίσως σας θυμίζει τον τίτλο ενός καταπληκτικού διηγήματος του Άρθουρ ε, Μάχεν, τον οποίον ανέφερα νωρίτερα. Ωραίστε, λοιπόν, ξαναεπιστρέφει ο Μάχεν στην κουβέντα μας για το παραλόρμαλ σύνεμα παραδόξως. Ε, The Secret Glory, μυστική δόξα. Το δίγημα αυτού του Μάχεν, έχει να κάνει με την αναζήτηση και την ανακάλυψη του Γκράλ, του μυστικού Αγίου Δισκοπότηρου. Ε, αλλά το ντοκιμαντέρ αυτού του στάνλεϊ είναι για τον Ότο Ραν. Δηλαδή ο τύπος έχει κάνει ο Ρίτσα Στάνλε ένα νοκιμαντέρ για τον Ότο Ραν. Πηγαίνοντας στο κάστρο του Μονσεγκύρ στην νότιο Γαλλία, στα μέρη στα οποία διερευνούσε ο Ότο Ραν ε, να βρει αςούμε, το μυστικό του Γκραλ και επίση ε, εκτό ότι επισκέφτεται κάστρα, σπηλιέ και τέτοια, ο Στάνλεϊ στο ντοκιμαντέρ αυτό. The Secret Glory, ε, μιλάει και με έναν καταπληκτικό γέροντα, ο οποίο ήταν φίλο του Οτοράν. Και μιλάει ο ίδιο ο φίλο του, του, του Οτοράν για τον Οτοράν. Καταπληκτικό στιγμιότυπα. Φοβερό ντοκιμαντέρ. Και επίση ο Στάνλεϊ έχει κάνει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για το Αφγανιστάν. Ο τύπο είχε πάει στο Αφγανιστάν την εποχή του πολέμου του Αφγανιστάν. Και πήγε στα βουνά, τα απρόσιτα του Αφγανιστάν και έκανε ένα ντοκιμαντέρ εκεί μαζί με τους Ταλιμπάν και άλλους περίεργους εκεί πέρα των βουνών αυτών του Αφγανιστάν που πολεμούν, ενώ υπάρχει η Αμερικανική ζωή στη χώρα κλπ. Αυτοί πολεμούν με τους δαίμονες των βουνών. Με τον Στάνλεϊ παρόν. Τα σε σπίτια με όπλα κτλ. Και αντιμετωπίζουν τις νύχτες επιθέσεις από δαίμονες. Και το έχει κάνει ντοκιμαντέρο ο Απίστευτο και όμω αληθινό. Μου θυμίζει την ταινία που σα έλεγα νωρίτερα, το Eyes of Fire του 1983 του Every Grounds. Το Everick Grounds που, ε, όπω σα είπα, ήταν η πολιορκία ε, των πιονιέρων εκεί με στο δάσο, α πούμε, από του δαίμονες Καταβλητικός ο Ρίτσα Στάνλε, όχι μόνο λοιπόν στι ταινίε του, αλλά και στα ντοκιμαντέρ του και πολύ συνδεδεμένο ε, με οτιδήποτε έχει να κάνει με το paranormal. Είναι ένα σκηνοθέ που πρέπει να τον εξερευνήσετε αρκετά underground. Τώρα, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω μιλώντας για το paranormal, την καταπληκτική ταινία ε, του Τόμπ Χούπερ, το Poltergeist. Είναι παραγωγής Spielberg και μάλιστα το Poltergeist αυτή η διάσημη paranormal ταινία του 1982, ε, το Poltergeist του Τόμπ Χούπερ. Σας θυμίζω, ο Τόμπ Χούπερ μεταξύ άλλων είναι πολύ παράξενος και ουδέτης. Έχει κάνει και το Texas Chainsaw Massacre. Το λεγόμενο στα ελληνικά σχησοφερή δολοφόνο με το πριόνι. Ε, ο Τοπ Κούπερ λοιπόν κάνοντα το Poltergeist, ε, κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, το σενάριο αυτό το καταπληκτικό τη ταινία το έχει γράψει ο Σπίλμπεργκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, και έχει συμμετάσχει και στην παραγωγή. Το Poltergeist λοιπόν είναι μια καταπληκτική paranormal ταινία την οποία αν δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε, είναι ίσω μια από τι επιτομέ του paranormal cinema χαρακτηριστικό έτσι logo, θα λέγαμε της ταινίας είναι ένα μικρό κοριτσάκι μπροστά σε μια τηλεόραση που η οθόνη της είναι γεμάτη χιόνια και αγγίζει την τηλεόραση και το κοριτσάκι λέει «They are here» είναι εδώ, αυτή είναι εδώ Λοιπόν, ε, Poltergeist είναι ένα πολύ εξεζητημένο και πολύ συζητημένο και διερευνημένο και αποδεκτό, απόλυτα αποδεκτό παρανόρμαλ φαινόμενο ε, πάλι όπως και το doppelganger έτσι και εδώ έχουμε μια γερμανική λέξη που χαρακτηρίζει το φαινόμενο poltergeist που σημαίνει θορυβοποιό πνεύμα poltergeist τα θορυβοποιά πνεύματα αυτή η ιστορία που ακούγονται ήχοι μέσα στο σπίτι για παράδειγμα ανεξήγητοι, τα ντουλάπια χτυπάνε τα πατώματα, ακούς βήματα πέφτουνε κάτω αντικείμενα πετάνε αντικείμενα, έχουμε πολές καταγραφές, κουμέντα του Poltergeist. Ε, στην ταινία βέβαια ο τίτλος δεν είναι τελείως αντιπροσωπευτικό. Έχουμε ένα σπίτι το οποίο, στο οποίο συμβαίνουν όλα των ειδών τα παρανόμενα φαινόμενα... και τε, ξαφνικά το σπίτι αυτό για την οικογένεια αυτή που μένει εκεί... είναι μια πύλη προς έναν άλλο κόσμο, προς μια άλλη διάσταση. Δεν θέλω να κάνω spoiler της ταινίας... αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό της ιστορίας εξωδιαστασιακή πύλη. Αυτό, αυτή η ταινία και αυτό το σπίτι στο «Poltergeist». Ε, νομίζω ότι την παράσταση κερδίζει αυτό, μια γυναίκα που είναι έτσι νάνος, η οποία είναι το psychic, η ψυχικός ας πούμε της ταινίας που την καλούν να βοηθήσει την κατάσταση και έχει μια πολύ λεπτή φωνή και βέβαια το κοριτσάκι γύρω από το οποίο και πάλι έχουμε εδώ ένα κοριτσάκι που, γύρω από το οποίο συγκεντρώνονται όλα τα φαινόμενα και προσπαθούν να το κλέψουν σε αυτό τον άλλο κόσμο οι δαίμονες ας το πούμε έτσι η ταινία έχει γνωρίσει και μια πολύ καλή συνέχεια, το Poltergeist 2, που είναι εξίσου πολύ καλό. Δεν είναι βέβαια του Tom Hooper, η ταινία είναι του Brian Gibson. Ε, και έχουμε εκεί έναν, ε, μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα που έχει μείνει στο paranormal σίνεμα, ένας πρίτσερ ένας ιεροκήρυκας ας πούμε, ο οποίος είναι μια πολύ στοιχιωτική φιγούρα της ταινία είναι στην ουσία συνέχεια της ιστορίας του 1, του Poltergeist έχουμε δηλαδή το Poltergeist 1 και το Poltergeist 2 ταυτόχρονα μιλώντας για όλα αυτά δεν πρέπει να βαραλείψω να σας πω μια ταινία η οποία είναι λίγο αδικημένη και αρκετά άγνωστη ενώ είναι πραγματικά συγκλονιστική και βασίζεται βέβαια και σε μια αληθινή παρανορμα ιστορία η ταινία λέγεται The Entity, η οντότητα του 1983 του Sydney Fury σκηνοθεσίας Sydney Fury στο The Entity, λοιπόν έχουμε νομίζω στα ελληνικά έχει βγει με τον τίτλο ε, Αόρατος Διαστής δεν είναι επιτυχημένος το τίτλος σε πάση περιπτώσει The Entity λέγεται κανονικά η ταινία η οντότητα του 1983 του Sydney Fury όπου έχουμε Μία έξοδιαστασιακή οντότητα που στοιχιώνει μία γυναίκα και την οποία την αρπάζει και τη βιάζει μέσα στο σπίτι της. Ένα, φανταστείτε έναν αόρατο όν, το οποίο έχει κόλλημα με μία γυναίκα την οποία συνεχώς επιτίθεται, της κάνει κακό, τη χτυπάει και τη βιάζει. Και είναι πάρα πολύ ωραία η ιδέα το πώς η γυναίκα αυτή, αφού οι επιστήμονες την έχουν εκλεβάσει, κανένα δεν μπορεί να τη βοηθήσει, στο τέλος καλεί μία ομάδα από παρανόρμα ερευνητές να την βοηθήσουν και αυτοί βρίσκουν έναν τρόπο να παγιδεύσουν την οντότητα αυτή την αόρατη στο The Entity του Sydney Fury του 1983 είναι καταπληκτική ιδέα το πως την παγιδεύουν δεν θέλω να κάνω spoiler δείτε την βρείτε την, είναι λίγο σπάνια δεν είναι πολύ γνωστή και αδικημένη ταινία το The Entity, πολύ χαρακτηριστική παρανόρμαλ ταινία φυσικά εδώ οδηγούμαστε ε, στο επόμενο βήμα μετά από το Poltergeist και το The Entity σε μια από τις καταπληκτικότερες ταινίες όλων των εποχών και κατά τη γνώμη μου η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών. Έχω δει πολλές τρομακτικές ταινίες, είμαι μεγάλος φαν του horror cinema, πόσο μάλλον του paranormal cinema και δεν τρομάζω εύκολα αλλά αυτή η ταινία ε, πραγματικά όταν την είδα νεαρός με είχε τρομάξει πάρα πολύ και... Uh, όπως, και ο, όπως το ίδιο συνέδει και σε όλους τους άλλους που την έχουν δει Μάλλον έχετε καταλάβει για ποια ταινία μιλάω Οι περισσότεροι από εσά, Είναι η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών αναφισβήτητα Είναι το The Exorcist, ο εξορκιστής uh, Το 1973 του καταπληκτικού σκηνοθέτη William Friedkin, Βασισμένη στο αντίστοιχο βιβλίο του William Peter Blatty Uh, ο εξορκιστής «The Exorcist» του William Peter Blatty το βιβλίο μεταφερμένο στον κινηματογράφο το 1973 από τον William Friedkin που έχει κάνει καταπληκτικέ ταινίες. Αναφέρω μία χαρακτηριστικά που μου έχει αρέσει εμένα πάρα πολύ uh, το «To live and die in a LA". lay». Uh, το «Exorcist» λοιπόν είναι μια ταινία τόσο τρομακτική που όταν την είδα εγώ, η μισοί άνθρωποι στο σινεμά, όταν είχε, πρωτο... όταν είχε. λίγο αργότερα που βγήκε, όχι το 73. Τέλο πάντων, στα τέλη τη στο 70, εγώ την είδα. η ε, μισοί άνθρωποι στο σινεμά ήταν κάτω από τα καθίσματα. Τόσο πολύ φοβόντουσαν όλοι. Και εγώ την είδα την ταινία αυτή. Έχει το χαρακτηριστικό ο εξορκιστή ότι σου δίνει. Εμ... Την αιμονία, ας πούμε, δηλαδή παίρνει στην κύρια αιμονή τη ταινία επειδή παρακολουθεί σταδιακά το πώ δαιμονίζεται ένα μικρό κορίτσι και πώ καταλαμβάνει το σώμα του ένα δαίμονας Και πώ ο εξορκιστής που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μαξ Φων Ζίντοφ, ο ηθοποιό, τον οποίο χάσαμε πριν από μερικά χρόνια, καταπληκτικό ηθοποιό, προσπαθεί να εξορκήσει το δαίμονα έξω από το κορίτσι αυτό με τη βοήθεια ενό άλλου ιερέα, τον οποίον στην ταινία εμφανίζεται ω Έλληνα ο ιερέα αυτό, ο Δημήτρη, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα το επώνυμο του. Δημήτρης και μάλιστα στην ταινία ακούγεται, επειδή υπάρχει αυτός ο Έλληνας παπάς ε, ε, τον ε, κολλάζει ο δαίμονας ε, του δαιμονισμένου κοριτσιού μιλώντας του για τη μητέρα του και αυτός ανησυχώντας πάει να δει τη μητέρα του που είναι η Ελληνίδα βέβαια, μια κρυά κυρία που στο σπίτι, της, όταν μπαίνει ο ιερέα για να δει αν είναι καλά η μαμά του, και του λέει δημήτρη στα ελληνικά: Δημήτρη, παιδί μου, είσαι καλά. Ακούγεται από το ραδιόφωνο, προφανώ ακούει έναν ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό τη Νέα Υόρκη. <σκυρίζει> Ακούγεται από το ραδιόφωνο το τραγούδι: Ιστορία μου, αμαρτία μου. <σκυρίζει> Λάθο μου, μεγάλο, είσαι αρρώστια μου, μέσα στα στήθια μου και πώ να σε βγάλω. <σκυρίζει> δηλαδή, θέλω να πω ότι οι μεγάλοι σκηνοθέτε, όπω στην προηγουμένη περίπτωση ο Γούλιαν Φρίτκιν, έχουν όλες μα όλες τις παραμικρές λεπτομέρειες μια ταινία να έχουν σημασία. Αυτό είναι άλλωστε και ε, αυτό έμαθα και εγώ για την ιστορία του κινηματογράφου που τον έχω σπουδάσει ότι σε μια ε, ε, πραγματικά καλή ταινία ενός μεγάλου σκηνοθέτη, ενός αξι... του αξιόλογου κινηματογράφου δεν υπάρχει ούτε ένα καρέ που να μην είναι καταπληκτική φωτογραφία κανονικά. Και επίση. Όλε οι λεπτομέρειε μια ταινία, όλε, το παραμικρό, μια βίδα που υπάρχει κάπου. Το, τι χρώμα είναι το χαλί, α πούμε. Γιατί κινείται έτσι. Ποιο είναι περαστικό ένα ε, κομπάρσος που περνάει εκείνη τη στιγμή, α πούμε. Τα πάντα είναι μελετημένα, όλα. Η παραμικρή, η, η, η παραμικρή λεπτομέρεια έχει σημασία. Και έτσι λοιπόν εδώ έχουμε τον σκηνοθέτη ο οποίο έχει σκεφτεί ακόμα και αυτού που γνωρίζουν ελληνικά για να πάρουν το μήνυμα από το κομμάτι ότι το κομμάτι μιλάει για αυτό που συμβαίνει στην ταινία. Καταλαβαίνετε ένα κρυπτικό μήνυμα. Μπορώ να το καταλάβουν μόνο αυτοί που μιλούν ελληνικά. Που ξαφνικά ακούνε μέσα στην ταινία ο η Ιστορία μου, αμαρτία μου, είσα αρρώστια μου, μέσα στα στήθια μου και πώ να σε βγάλω. Λοιπόν, ε, πραγματικά τρομακτική ταινία. Εγώ την είδα μόνο original, την έχω δει μόνο μία φορά. Mm. Την έχω δει κι άλλε φορέ, αλλά όλε τι επόμενε φορέ που την έχω δει, την έχω δει με το ζόρι. Δηλαδή, με έχει αναγκάσει κάποιο. Που είμαι μαζί του, που θέλει να τη δει και αναγκάζομαι να τη δω κι εγώ μαζί του. Επομένω δεν την ξανάβλεπα. Τόσο πολύ τρομακτική ήταν όταν ήμουν νεαρούλη και συνεχίζω μέχρι σήμερα να τη θεωρώ, ε, επειδή εγώ δεν τρομάζω σχεδόν με καμία άλλη, την μοναδική τρομακτική, παραληθινά τρομακτική ταινία. Γιατί σου δημιουργεί την αιμονή, επειδή παρουσιάζει σταδιακά, όπω έλεγα, το δαιμονισμό τη κοπέλα, ε, ότι πώ θα είναι, ας πούμε, αν σου συμβεί σε σένα. Και επειδή ξεκινάει με φάση του τριτρέμι το κρεβάτι. Ε, Σημαίνει διάφορα φαινόμενα την ώρα που κοιμάσαι. Το συνδέει το συνδέεσαι στο μυαλό σου με την ώρα που πα να κοιμηθεί. Και άμα δει την ταινία, μετά κάνει καμιά εβδομάδα να κοιμηθεί, να ξεφύγει λίγο από τι έμονε ιδέε που σου έχει βάλει η ταινία. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το The Exorcist. Ε, ξεχωρίζω εγώ πάρα πολύ και την δεύτερη. Έχουν, έχουν γυριστεί τρία-τέσσερα-πέντε Exorcist. Σε πραγματικό αξίζει μόνο το πρώτο τόσο πολύ. Και το δεύτερο. Το Exorcist 2 The Heretic. «Έξορσης 2, ο αιρετικός». Αυτή η ταινία ε, δεν είναι του Friedkin, είναι ένας άλλου μεγάλου σκηνοθέτη, του Τζον Μπούρμαν, του 1977, δηλαδή γυρίστηκε 4-5 χρόνια μετά το «Έξορσης» την πρώτη, την κανονική ταινία του ε, Το Ο Τζον Μπούρμαν, να σας θυμίσω, είναι ο σκηνοθέτης που έχει κάνει το Excalibur, το «Emerald Forest» και άλλες καταπληκτικές ταινίες, τέλο πάντων δεν θέλω να επεκταθώ τώρα. Στο σκηνοθέτη, πάντως είναι ιδιαίτερο σκηνοθέτη ο Τζον Μπούρμαν, και είναι χαρακτηριστικό το ότι γύρισε τη συνέχεια του εξορκιστή, το ερετικό, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπέρτον πάλι. Και βέβαια και το κορίτσι από την ταινία. Εδώ έχουμε. έχει ένα χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία και ο Τζέιμ Earl Jones. Σα θυμίζω αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό, τον Τζέιμ Earl Jones, ένα μαύρο ηθοποιό, ο οποίο μάλιστα είναι και η φωνή του Darth Vader. Ο Τζέιμσερλ Τζόνς παίζει εδώ έναν γιατρό που σε μια άλλη πραγματικότητα είναι ένας αμάνος και τέλο πάντων που μιλάει για τις ακρίδες και πώς ας πούμε για, για το The Good Locust μου έχει μείνει από αυτή την ταινία δηλαδή το πώς οι ακρίδες μανιάζουν και ένα, ένας μείνος μεγάλο από ακρίδες γίνεται επικίνδυνο και κατατρώει τα πάντα επειδή είναι πάρα πολύ ερεθισμένε και εκνευρισμένες οι ακρίδες εξαιτία του πλήθους τους αγγίζουν τα φτερά της μία στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο μανιάζουν και, έτσι, και έχεις έτσι ένα, μια οντότητα πούμε, συλλογική, ένα gestalt, ένα μανιασμένο σμήνος από ακρίδες, το οποίο έχει ρεθιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή κάθε μία ακρίδα αγγίζει τα φτερά της άλλης και καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους και αναφέρεται στη θεωρία του The Good Locust, ότι να μία, φτιάχνουν μία ακρίδα η οποία είναι καλή ακρίδα και τη βάζουν μέσα στο σμήνος και ηρεμεί το σμήνος όλο. Ε, και άλλα τέτοια ωραία για, το, για τη σχέση του καλού και του κακού υπάρχουν σε αυτή την ταινία. Επίσης ο Ρίτσαρ Μπέρντον που είναι ο πρωταγωνιστής κάποια στιγμή βρίσκεται στο αξούμ της Αιθιοπίας εκεί στους παράξενους αυτούς ναούς ε, και στα βουνά εκείνα και στις ερήμους εκείνους που φημολογείται ότι κάτω από τον συγκεκριμένο ναό των κοπτών χριστιανών, τους κόπτες εκεί ε, βρίσκεται η κυβωτός της Διαθήκης κρυμμένη. Κι άλλα πολλά έχει η ταινία. Mm -hmm. Θεία έχει ένα μηχάνημα το οποίο ε, το βάζει στο κεφάλι σου ας πούμε και σε ε, κοντρολάριο πυραματιστής και μπορείς να βγεις από το σώμα σου να έχει Luminous Dreams. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειε αυτή η ταινία. Παρανόρμαλ τελείως το Exorcist 2 The Heretic του Brian Gibson. Ε, συγγνώμη, συγχωρείτε το Exorcist 2 The Heretic του Brian Gibson το Poltergeist 2. Το The Exorcist 2 The Heretic του John Burman το 1977 Έχουν γίνει και άλλες συνέχειες στην σειρά έξωσης αλλά κατά δειγνώμη άλλε δεν αξίζουν αυτές οι δύο όμως είναι πραγματικά αριστουργήματα. επανεμφανίζεται και στη δύο ο Μαξ Φονζίντοφ τον οποίον χάσαμε πρόσφατα και μια λέω για τον Μάξ von Ζήντοφ να αναφερθώ σε μια ταινία που δεν την ξέρουν πολύ πολλοί φίλοι των ταινιών αυτών στην οποία παίζει ο, επίσης ο Μάξ von Ζήντοφ μεταξύ άλλων, είναι η θρυλική underground ταινία Intacto Intacto του 2001 Intacto, που σημαίνει ανέπαθος ε, είναι ισπανική η ταινία αυτή είναι του Χουαν Carlos Φρεσναντίγιο Χουαν Κάρλο Φρεσναντίγιο ε, ο σκηνοθέτη αυτός είναι γνωστός γιατί έχει κάνει και μια α, καταπλητική άλλη ταινία που λέγεται 28 Weeks Later που είναι η συνέχεια του 28 Days αυτή του Danny Boyle η ταινία η καταπλητική με τα Ζρόμπη α πούμε και αυτά αυτός έχει κάνει τη συνέχεια που είναι ακόμα καλύτερη το 28 Weeks Later αυτός ο Χουάν Κάρλο Φρεσναντίγιο έχει κάνει και το intacto μια Μοναδική ταινία του 2001 το ξαναλέω ε, Υπάρχουν ίσως και άλλες ταινίες που έχουν αυτό το τίτλο προ, προσέξτε το Ιντάκτο του 2001 Ισπανική ταινία Χουαν Κάρλο Φρεσναντίγιο με το Μάξφον Ζίντοφ ε, Είναι μοναδική η ταινία αυτή ασχολείται με ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την τύχη Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και σου κλέβουν την τύχη, η τύχη κάθε άνθρωπος έχει την τύχη του και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με έναν τρόπο φυλακίζουν την τύχη σου σε μια φωτογραφία σου και κάνουν συλλογή φωτογραφιών από ανθρώπου που του έχουν κλέψει την τύχη έτσι. Και έχουν αποθέματα έτσι τύχη και πηγαίνουν σε ένα καζίνο μέσα στην έρημο και παίζουν διάφορα παιχνίδια τζόκου Στο οποίο από πίσω βρίσκεται ο Maxon Zidoff που είναι α πούμε ο μυστικό διευθυντή αυτού του καζίνου και αυτού του πεπρωμένου που συγκεντρώνει τα πεπρωμένα όλων και την τύχη του. Και χαρακτηριστικά είναι πολλά παράξενα παιχνίδια που υπάρχουν στην ταινία Να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά Το ένα είναι κλείνουμε τα μάτια μας και τρέχουμε μέσα σε ένα δάσος Με ε, πανί στα μάτια Καταλαβαίνετε α πούμε με δύναμη τρέχουμε πολύ γρήγορα ε, Αυτό είναι σχεδόν δολοφονικό Έτσι και τρακάρις με το κεφάλι με ένα δέντρο έχει μείνει στον τόπο ενδεχομένω. Οπότε τρέχουν τυφλοί μέσα στο δάσος Ποιος θα βγει την άλλη μεριά του και αντίστοιχα και το πιο επικίνδυνο εκδοχή του παιχνιδιού... πάλι με κλειστά μάτια ποιος θα περάσει ένα highway. Θα περάσει απέναντι ας πούμε, σε ένα, στην εθνική οδό, ας πούμε, τρέχοντας με κλειστά μάτια. Χωρίς να ξέρει τι γίνεται με τα αυτοκίνητα. Και άμα δεν το χτυπήσουν τα αυτοκίνητα κερδίζει το παιχνίδι. Και το καταπληκτικό, αυτό που κάθουν σε ένα τραπέζι... και βάζουν ένα ειδικό μέλι ε, στο κεφάλι τους και ανοίγουν ένα κουτί και βγαίνει ένα παράξενο έντομο μεγάλο, το οποίο είναι σαν τεράστια μέλη σαν ένα πράγμα, σαν σκαθάρι τεράστιο, το οποίο πετάει και σε όποιο κεφάλι κάτσει, αυτό κερδίζει, α πούμε. Και διάφορα τέτοια φοβερά. Είναι ένα τύπο ο οποίο έχει επιβιώσει από ένα αεροπορικό δυστύχημα, Είναι ο μοναδικό επιζών. Και γι' αυτό τον λόγο τον εντοπίζουν αυτή η κοινωνική τη δίχηση ότι είναι πάρα πολύ τυχερό αυτό και προσπαθούν να έρθουν στην επαφή μαζί του. Πολύ παράξενο σενάριο, το είπα πολύ αποσπασματικά, προσπαθώντας να μην κάνω spoiler ιδιαίτερα. Ε, πρέπει να τη δείτε αυτή την ταινία εσείς που είστε λάτρης του Strange και του Παράξενου και του Paranormal, βέβαια. intacto, του 2001 του Χουάν Κάρλο Φρεσναντίγιο. Και με έκανα φέρθηκα σε αεροπορικό δυστύχημα και σε μοναδικό επιζών. Αυτό δεν μπορεί παρά να μου θυμίσει την καταπληκτική ταινία του Peter Γουίερ «Fearless». 1993 το Fearless δηλαδή άφοβος του Peter Weir με πρωταγωνιστή το Jeff Bridges εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ε, από τους δύο μοναδικούς επιζώντες ενός αεροπορικού δυστυχήματος πέφτει το αεροπλάνο δεν σκοτώνουν την πάντα και μένουν μόνο δύο η ταινία έχει να κάνει με το Afterlife με την πύλη ε, προς την άλλη ζωή ε, με το πως αυτή αποκαλύπτεται μέσα από το γνωστό πίνακα που δείχνει ένα τούνελ. Δεν θυμάμαι αν είναι του γυρώνι μου πώς ο πίνακας αυτός... για να είναι πιο σύγχρονο τώρα, με δια... μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία. Και το πώς αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά δεν έχει κανένα φόβο, ας πούμε. Έχει αλλάξει ο αυτός του μετά από αυτή το... την επιβίωσή του από το ζητήχημα. Είναι μια βαθιά φιλοσοφική ταινία για το φόβο του θανάτου και για πολλά παρανόρμα ζητήματα, τα οποία μπλέκονται με αυτό... Ο Peter Weir είναι ένα επίση από του 5-6 αγαπημένου μου μεγάλου σκηνοθέτε. Έχει κάνει καταπληκτικέ ταινίε. Το Fireless είναι επίση μια από τι καταπληκτικέ ταινίε του. Σα θυμίζω: Μια άλλη καταπληκτική ταινία του Peter Weir είναι το Dead Poets Society με τον Ρόμπιν Βίλιαμ, η λέσχη των νεκρών ποιητών, των χαμένων ποιητών, όπω ήταν στα ελληνικά, δεν θυμάμαι. The Dead Poets Society του Peter Weir. Επίση, ο Peter Weir είναι αυτό που έχει κάνει το Truman Show. Ε, με τον Jim Carrey θα αναφερθώ λίγο, λίγο αργότερα στο Truman Show και επίσης μια άλλη ταινία που την καταθέτω σαν καταπλητική paranormal ταινία είναι πάλι του Peter Weir το The Last Wave του 1977 The Last Wave το τελευταίο κύμα του Peter Weir με το Richard Chamberlain στην Αυστραλία γυρισμένη με τους aboriginals της Αυστραλίας εκεί και με την όλη ε, φάση των προφητιών των Aboriginal για το τέλος του κόσμου, για ένα τεράστιο τσουνάμι που έρχεται, ας πούμε, για να καλύψει όλη την Αυστραλία και με μαγείες των Aboriginal και με τον Mulkurul. Έχουμε την καταπληκ, μια από τις καταπληκτικότερες σκηνές του Paranormal Cinema, όπου είναι μπροστά ο Ρίτσαρτ Σάμπρελεν σε έναν, α το πούμε έτσι, Medicine Man, σε έναν μάγο, σαν των Aboriginal της Αυστραλία όπου οι άλλοι παίζουν διτζέροι του και αυτός του τραγουδάει ένα τραγούδι και του λέει «Are you man, are you fish, are you elephant, are you a tree, are you mullcourul» και τι είναι αυτό το mullcourul θα πρέπει να το ανακαλύψετε βλέποντας αυτήν την βαθιά παρανορμαλτενία ταινία, πάρα πολύ παράξενη, «The Last Wave», uh, το τελευταίο κύμα του Peter Weir, σκηνοθέτη του Truman Show, και του uh, Dead Poets Society και του καταπληκτικού επίσης Fearless με τον Jeff Bridges του 1993. Το The Last Wave του 1977 ένας παλιές του Peter Weir. Και γενικώ, εξερευνήστε όλη τη φιλμογραφία του Peter Weir, σας είπα ότι είναι ένας από τους 5-6 μεγαλύτερους κατά τη γνώμη, και αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Και μια και λέμε για Αυστραλία μου θυ θυμήθηκα τώρα τον, φυσικά τον Βέρνερ Χέρτζοκ, έναν επίση από τους Μεγάλου αγαπημένου μου σκηνοθέτε, του 567, είναι μέσα και ο Χέρτζοκ, ο Βέρνερ Χέρτζοκ, ο οποίο ε, έχει κάνει καταπληκτικέ ταινίε. Δεν το συζητάω. Μάλιστα, τώρα συνειδητοποιώ ότι χρησιμοποιώ συνέχεια τη λέξη καταπληκτικό, όχι τυχαία, όχι επειδή μου κόλλησε, αλλά επειδή πραγματικά μιλάμε για καταπληκτικέ ταινίε και για καταπληκτικού σκηνοθέτε. Ε, ο Βέρνερ Χέρτζοκ, λοιπόν, είναι ένα από αυτού. Ο Χέρτζοκ έχει κάνει εκείνη την ταινία την ε, πολύ παράξενη που λέγεται «Εκεί που ονειρεύονται τα πράσινα μυρμήγια. Ε, where, «Where the green ants dream» ε, στα ελληνικά. «Εκεί που ονειρεύονται τα πράσινα μυρμίγκια» όπου ε, στην Αυστραλία μια κατασκευαστική εταιρεία πάει να φτιάξει πούμε, κατασκε... κάτι να κατασκευάσει εκεί σε μια περιοχή και οι όμω όμως περιοχούν των aboriginals και οι οποίοι αρνούνται να τις, προσπαθούν να σταματήσουν τα έργα της εταιρεία αυτής και βάσει των νόμων της Αυστραλίας τέλο πάντων έχουν πάτημα να μπορούν να το κάνουν και αρνούνται να συνεχίσουν τα έργα εκεί να γίνουν έργα εκεί γιατί, γιατί εκεί ονειρεύονται τα πράσινα πριν <laughs> είναι καταπληκτική δαινία ε, ε, το αναφέρω τώρα ας πούμε χαρακτηριστικά για το Χέρτζοκ και πως μου θύμισε από το, το, το Last Wave του Peter Γουέρε με τους aboriginals ε, ο Χέρντζοκ έχει κάνει, έχει κάνει και κατά, εκτός από φοβερές ταινίες Το Φιτς το Βαγκύρε ε, Το Νοσφεράτου με τον Κλάου Σκίνσκι και την Αστάζια Και την συγγνώμη και την... Ε, Αχ μου διαφεύγει τώρα το όνομα της πολύ γνωστής ηθοποιού Τέλος πάντων ψάξα το Νοσφεράτου Είναι remake του Νοσφεράτου του Μουρνάου Του παλιού του τσεκατίας του 20 ε, Με τον Κλάου Σκίνσκι Νοσφεράτου ε, και άλλες φοβερές ταινίε είναι εμφημισμένος ο Χέρτζοκ για τα ντοκιμαντέρ του. Έχει κάνει μερικά συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ, αναφέρω χαρακτηριστικά το The Will of Time, όπου πηγαίνει στο Θιβέτ και ε, δείχνει εκεί πως οι μοναχοί φτιάχνουν ένα ε, μάντρα με, με πετραδάκια, ένα, πώς το λένε, πώς λέγονται αυτές οι κύκλικές, ας πούμε, με τους κύκλους του ομόκεντρους, ή σαμσάρα ψάρα κύκλια που φτιάχνουν έτσι σαν δικαστικά έτσι, με πετραδάκια μέσα ψηφιδωτό ε, και πως μετά πούμε, αυτό που κάνουν ξέρω πόσο καιρό να το φτιάξουν πούμε, ένα χρόνο, ολόκληρο, μήνες και μετά του δίνουν μία και το διαλύουν και έχει όλη τη διαδικασία σε δοκιμαντέρ The Wheel of Time ο έχει κάνει επίση καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, α πούμε, πολλά ντοκιμαντέρ. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν και εγώ του πήγαμε οι πετρελοπηγέ στο Ιράκ. Ε, είχε πάει εκεί και κινηματογραφούσε τι πετρελοπηγέ που και και τι προσπάθειε που κινόντουσαν για να ζευστούν που δεν σβήρονταν με τίποτα και ήταν inferno. Φάσιμε στην έρημο, κόλασε. Και ένα από τα ντοκιμαντέρ είναι το Φάτα Μοργκάνα, στο οποίο θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα, το 1971. Φάτα Μοργκάνα είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τα μοιράζ δηλαδή τις οπτικές παραστάσεις στην έρημο κλπ ή σε ακτές διάφορες που υπάρχουν και εκεί λοιπόν είναι κάποιες πολιτείες που φαίνονται στα Φάτα Μοργκάνα τις οποίες κινηματογραφεί στην έρημο ο Χέρτζοκ και κινηματογραφεί αυτές τις μοιράζ πολιτείε που εμφανίζονται από αλλού και, λοιπά. και έχει μάλιστα και την Λότε Eisner, μια θρηλυκή μορφή για το σινεμά που έχει γράψει στον δαιμονικό κινηματογράφο, παρουσιάζοντα όλε τι ταινίε του γερμανικού εκπερσινιστικού κινηματογράφου, ένα συγκλωστικό βιβλίο, η Λότε Eisner, κριτικό του κινηματογράφου και φοβερή μορφή που θα μπορούσα να κάνω μια εκπομπή μόνο για αυτήν. Φοβερή φιγούρα η Λότε Eisner, εκεί εμφανίζεται στο Fata Morgana ντοκιμαντέρ το 1971 του Χέρτζοκ. Αλλά πιο πολύ θέλω να εξυμνήσω το καλύτερο ντοκιμαντέρ του Χέρτζοκ και ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που έχω δει και συγκλονιστικότερο, συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι το 1971 επίσης και έχει τον τίτλο «The Land of Silence and Darkness», η χώρα της σιωπής και του σκοτάδιου. «The Land of Silence and Darkness», ένα συγκλονιστικό παρανόρμαλ εντελώς ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζοκ το οποίο ασχολείται με τους ανθρώπους που είναι εκγενετή τυφλή και κουφή. Δηλαδή φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να δει και δεν μπορεί να ακούσει. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να είναι ένα παρανόρμαλ μεταλλαγμένο bubble μέσα στον κόσμο μας, κλεισμένο μέσα στο bubble του εαυτού του. Δεν μπορεί να δει και δεν μπορεί να ακούσει. Μπορείτε να το φανταστείτε. μπείτε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Να είστε τυφλός και κουφός, εκγενετής και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλησιάσει τους ανθρώπους αυτούς, τους έχουν βοηθήσει και τους έχουν μάθει να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο με έναν κώδικα αφής, με τα χέρια και μάλιστα φοράνε και ειδικά γάντια τα οποία έχουν τα σημάδια αυτά, τα κωδικά, με τα οποία επικοινωνούν ας πούμε τη γλώσσα αυτή της αφή με τους ανθρώπους αυτούς. Προσπαθούν δηλαδή να διαπεράσουν ένα όρατο τείχος στο οποίο μέσα εκεί είναι οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβισμένοι και δεν έχουν επαφή καμία με τον έξω κόσμο πέρα από την αφή. Και ο Χέρτσοκ έχει μπει, α πούμε, και σου δείχνει τι ιστορίε αυτών των ανθρώπων, οι οποίε είναι συγκλονιστικέ. Επίση, ένα δεύτερο παράδειγμα, μια ταινία που την είδα μία φορά μόνο, διότι τόσο πολύ συγκλονίστηκα που δεν μπορούσα να την ξαναδώ. Και την έχω δει και άλλε τρει-τέσσερι-πέντε φορέ, πάλι με το ζόρι για, να, για χάρη άλλων, για να τη δούνε άλλοι, και ήμουν κι εγώ παρόν. Τόσο πολύ συγκλονιστική είναι η ταινία... που με το ζόρι μπόρεσε να τη δω. Είναι τόσο συγκινητική. Αρκεί να σας πω ότι ξεκινάει... με μια σκηνή που δείχνει ένα τυφώνα. Ασπρόμαυρο, slow motion. Και ακούγεται μια φωνή... η οποία είναι εντελώς... η φωνή αυτή. Είναι τελείως παράτονη και κακόφωνη... ενό ανθρώπου τέτοιου... που είναι, δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση... ο ε, τυφλός και κουφός... αλλά το έπαθε στη πολύ μικρή ηλικία. Και και λέει, βλέπω έτσι τελείω άτομα και τελείω περίεργη φωνή. Βλέπω έναν τυφώνα, έναν αεμοστρόβιλο στην έρημο να έρχεται προ το μέρο μου και λοιπά. Και διηγείται πώ βλέπει αυτό τον τυφώνα που στον δείχνει ο Χέρτζοκ με τη δική του τέχνη, ε, σαν να είναι μέσα από ένα όνειρο έτσι απρόμαυρο και ταραγμένο και, ε, και τα λοιπά. Ε, και το συγκλονιστικό είναι αυτό, ότι ξεκινάει δηλαδή με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σχεδόν εγκενετή τυφλό και κουφό, ο οποίο όμω βλέπει όνειρα και ο οποίος έχει μάθει να μιλάει και διηγείται αυτά που βλέπει στο όνειρο του. Δηλαδή, οι τυφλοί άνθρωποι βλέπουν όνειρα με τη μάτια, τα βλέπουνε. Καταλαβαίνετε με τα μάτια του νου που λέμε. Εδώ ξεκινάει μια μεγάλη παρανόρμαλ συζήτηση για το πώς ένας εγκαινετής, τυφλός και κουφός άνθρωπος βλέπει όνειρα. Χωρίς καμία ε, πρώτερη ε, όραση και τα λοιπά και μνήμη. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο ζήτημα... Το οποίο ακυρώνει όλου του ανόητους που λένε διάφορε χαζομάρε για τα όνειρα, τα οποία είναι οι μνήμε του, του ημέρα και των αυτών μα και του ασυνειδίτου μα και χαζομάρε τέτοιε, οι οποίε καταρρύπτονται τελείω μόνο και μόνο για κάποιον που θα δει το The Land of Silence and Darkness του Χέρτζοκ, ντοκιμαντέρ με του ανθρώπου αυτού. Οι οποίοι άνθρωποι μπορούν και βλέπουν όνειρα. Πώ βλέπουν όνειρα αυτοί. Σα αφήνω μόνος σα να το σκεφτείτε η συνέχεια των ευνέσεων και των σκέψεων σας αυτών, στο βιβλίο μου «Παρανόρμαλ», το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε και να σας συσταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. «Παρανόρμαλ». Λοιπόν, πολύ παρανόρμαλ καταστάσεις και «The Land of Silence and Darkness», ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να δείτε οπωσδήποτε του Βέρνερ Χέρτζοκ. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και κάνουμε μια μικρή οδήσια σήμερα τη νύχτα στο Paranormal Cinema, στον Paranormal Κινηματογράφο και στις ταινίε του. Μας ακούει κάνει εκεί έξω εμένα και τη συγκυβερνήτριά μου εδώ από το μυστικό σκάφος μας σε περιπέτεια γύρω από τη γη καθώς εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας οι οποίες αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα από το μυστηριώδε σκάφο μα εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα, και αυτέ αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέντιο Αλμπίντο 14. Και οι συχνότητέ μα σήμερα σα παρασύρουν σε μια μικρή οδύσια εξερεύνηση του Paranormal Cinema, με το αφιέρωμά μα στι κινηματογραφικέ ταινίε του Paranormal. Ελπίζω να σημειώνετε κάτι από όλα αυτά που λέω για να μπορέσετε να εξερευνήσετε και εσείς τον Paranormal κινηματογράφο έτσι όπως σας τον προτείνω σήμερα τη νύχτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε και την παρουσίαση των ταινιών μας. Ε, εδώ πρέπει να αναφερθώ οπωσδήποτε, να μην το ξεχάσω, σε αυτή τη σειρά ταινιών οι οποίες είναι περισσότερες από αυτές που θα πω τώρα, τις οποίες είχα κάποτε παρουσιάσει... Σε ένα μεγάλο άρθρο ενός παλιού τεύχους του Strange, σε αφιέρωμα, η μυστική κινηματογραφική ροή πληροφορίας από το Radio Nowhere, είναι οι ταινίε εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν το γεγονός ότι είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε μια πλαστή πραγματικότητα, από την οποία πρέπει να αποδράσουμε. Οι ταινίε αυτές, σίγουρα στο νου σας, αν και δεν σημαίνει το ίδιο με το δικό μου νου, σας φέρνουν στο νου, ας πούμε, έτσι όπως τις αναφέρω, σίγουρα το « η ταινία αυτή του 1999. Ε, τον αδερφόν Γουατσόφσκι, το The Matrix. Κατά την άποψή μου αυτό που αξίζει από την τριλογία, τετραλογία, πόσε είναι οι ταινίες, η μοναδική που κατά την άποψή μου αξίζει και είναι η original ιδέα, είναι η πρώτη ταινία μόνο, το The Matrix. Ε, η ιδέα βέβαια δεν είναι ακριβώς δική τους, αλλά αυτό θα ήθελε μια ειδική εκπομπή. Ε, το Matrix λοιπόν... Ε, Ερεθισμένοι και εμείς στο περιοδικό Strange ε, εκεί γύρω στο 1999 που βγήκε η ταινία ε, κάναμε τη μεταφορά από την ταινία στην πραγματικότητα και αρχίσαμε να μιλάμε ότι ζούμε μέσα σε ένα μάτριξ και να, τα πράγματα που υπονόησε η ταινία που έχει ένα μεγάλο underground και μυστικιστικό background ε, ένα μεγάλο φόντο δηλαδή πάνω στο οποίο βασίζεται η ταινία το οποίο γνώριζα εγώ και γνωρίζω και από τότε και πολλοί μαζί με εμένα το πήραμε αυτό και το βγάλαμε έξω από την ταινία και αρχίσαμε να μιλάμε στο περιοδικό Strange με ειδικά άρθρα πολλά ότι ζούμε μέσα στο Matrix και μεταφέραμε έτσι την ταινία, την ουσία δηλαδή της ταινίας στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και αυτό έγινε ας πούμε διαδόθηκε πολύ από τα τεύχη των περιοδικών Strange εκείνα και σήμερα είναι κοινό τόπος πάρα πολλών ανθρώπων να μιλούν για το Matrix παλαιότερα εγώ στι αρχές του 2000 είχα γράψει με την καθοδήγηση κι άλλων συνεργατών μου, που τους έβαλα να με βοηθήσουν, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο πόλεμος ενάντια στο Matrix. Από αυτό το βιβλίο και από τα θρηλικά εκείνα άρθρα του περιοδικού Strange μεταδόθηκε όλη αυτή η ιστορία με το Matrix ότι ζούμε μέσα σε ένα Μάτριξ. Και το ίδιο αντίστοιχα και με τον πλανήτη Φυλακή και με άλλα, με τα οποία ήταν ιδέες και θέματα που διαδώσαμε από το περιοδικό Strange ε, τέλη δεκαετίας 90 αρχές 2000. Λοιπόν, αυτό για τον πλανήτη φυλακή έχω τα πάντα για το ζήτημα σε ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο Μομιστικό πόλεμος». Και εκεί έχω και την ιστορία πώς τα παρουσιάσαμε. Τώρα, ε, είναι και άλλες ταινίες. του 1998, πιο πριν από το Matrix, το «Dark City», του δικού μα ελληνοαστραλού σκηνοθέτη Άλεξ Πρόγια, ο οποίος έχει κάνει και το καταπλητικό «Knowing» με τον Νίκολας Cage. Φοβερές παρανόρμαλ ταινίε αυτές και ειδικά το Dark City, το οποίο παρουσιάζει πάλι αυτό, μια πλαστή πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, η οποία ε, εποπτεύεται από εξωγήινους που μας έχουν μέσα σε αυτή τη φάση και μας καθοδηγούν ε, στα πάντα στην καθημερινότητά μας. Δείτε την ταινία Dark City του Άλεξ Πρόγια του 1998 αν δεν την έχετε δει οπωσδήποτε. Σαφώς εντάσσετε μέσα στις αυτές και το Truman Show του 1990 επίση του του σύγνωμα του 1998 ε, νομίζω είναι και αυτή 99 ε, το Truman Show του Πίτερ Γουέρ στον οποίο αναφέρθηκα εκτεταμένα νωρίτερα αντίστοιχα υπάρχει και πάλι το 99 ε, δεν είναι τυχαίο γιατί το Radio Nogora αποφάσισε ε, η αντίσταση δηλαδή αποφάσισε την εποχή εκείνη 98-99 να βγάλει τη φάση μέσα από ταινίε ε, πάλι το 99 είναι η ταινία του Τζος Ρόσνακ The 13th floor, το 13ο πάτωμα. Επίσης της ιδίας φάσης, ε, πώς ζούμε μέσα σε ένα simulation. Ε, φυσικά αυτά πολύ πριν εμφανιστεί, αυτή η ιστορία με το simulation theory. Και επίσης νομίζω ότι όλα αυτά συνοψίζονται πάρα πολύ καλά, όλες αυτές τις ταινίες και άλλες. Το, το 2001, στην ταινία, underground αρκετά, δεν είναι πολύ γνωστή και αδικημένη ταινία. Κατά τη γνώμη μου είναι λίγο καλύτερη από το Matrix, για διάφορους λόγους. Είναι η ίδια υπόθεση με το Matrix στην ουσία, σχεδόν είναι η ταινία του Μαμόρου Όσι, Άβαλον, του 2001. Το Άβαλον του Μαμόρου Όσι. Και το πώς κάποιοι άνθρωποι, τέλο πάντων, μπαίνουν μέσα σε ένα virtual reality, σε ένα παιχνίδι που παίζουν, είναι μια, σε ένα πολεμικό παιχνίδι, είναι μια ε, πολύ ιδιαίτερη ταινία, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δείτε, εσεί που ενδιαφέρεστε για αυτή τη θεματολογία. Και να σας πω ότι αυτή η θεματολογία ξεκινάει, από έναν μεγάλο και αγαπημένο δάσκαλο και συγγραφέα της επιστημονικής φαντασίας και φιλόσοφο, τον Φίλιπ Κ. Δικ. Από μια σειρά αρκετών βιβλίων του, νομίζω το πιο αντιπροσωπευτικό από αυτά είναι το «Time out of joint». «Time out of joint», ένα πολύ ωραίο τίτλος λόγο που σημαίνει πολλά πράγματα, σε πολλά επίπεδα ο τίτλος αυτός, από μόνο δύο «Time out of joint» της αμερικανικής slang σημαίνει χρόνος έξω από τη φυλακή, «joint είναι φυλακή. Time out of joint ή εξαρθρωμένο χρόνο. Ο χρόνο ο οποίο δεν είναι γραμμικό πλέον αλλά έχει εξαρθρωθεί. Joint είναι η άρθρωση. Time out of joint, ο στραμμυγμένο εξαρθρωμένο χρόνο. Και τέλο πάντων και άλλε ερμηνείε έχει ο τίτλο. Όπου εκεί ο πρωταγωνιστής ζει σε μια κατάσταση που είναι στην ουσία η έμπνευση για το Truman Show του Peter Weir. Διαβάστε λοιπόν πέρα από τι ταινίε και το Time Out of Joint τουλάχιστον είναι και άλλε τα έργα αυτά του Philip Dick. Αλλά το πιο χαρακτηστικό νομίζω είναι αυτό, <coughs> με το Time Out of Joint. Για το οπωσδήποτε εσείς που ε, είστε ενδιαφερόμενοι σε αυτά τα ζητήματα και δείτε τις ταινίες που σας είπα. Λοιπόν, πέρα από αυτή την παρανόρμα φυλακή μα, θα πρέπει εδώ τώρα να φτάσουμε να αναφέρουμε τις δύο συγκλονιστικές πραγματικά ταινίε του Αντρέι Ταρκόφσκι, του μεγάλου Ρώσου αυτού του δημιουργού. Η μία είναι το Στάλκερ του 1979 και η άλλη είναι το Σολάρις, του 1972. Δύο επίτενείε. Το Σολάρι συχνά έχει συγκριθεί με το Οδύσσια του Διαστήματος 2001, που είναι, το, είναι νωρίτερα του 1969, τον Κιούμπρικ και Άρθρου Κλάρκ. Το Σολάρι εδώ έχουμε ένα διαστημόπλιο, το οποίο προσεγγίζει ένα παράξενο πλανήτη, τον Solaris και πώς μέσα στο διαστημόπλιο αυτό αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα εντελώς παρανόρμαλ πράγματα, όπως το ότι εμφανίζονται οι νεκροί ε, αγαπημένοι άνθρωποι των αστροναυτών. Σαν να έχουν αναστηθεί κανονικά, ενσώματοι. Και κρύβεται ο κάθε αστροναύτης σε αυτό το μεγάλο διαστημόπλοιο στα προσωπικά του διαμερίσματα μαζί με τον αναστημένο νεκρό αγαπημένο του άνθρωπο. Ε, και υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο εκπέμπεται από αυτόν τον πλανήτη που είναι σαν εγκέφαλο των οποίων έχουν αράξει στη τροχιά του. Το Σολάρις λοιπόν είναι στην πραγματικότητα ένα βιβλίο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα της επιστημονικής φαντασίας του Στάνισλαβ Λέμ ο οποίος σε πολλά συγκρίνεται με τον άλλο μεγάλο Βρετανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, τον Άρθουρ Κλάρκ. Είναι δηλαδή το ανατολικό αντίστοιχο του Άρθουρ Κλάρκ είναι ο Στάνισλαβ Λέμ βιβλίο του οποίου είναι το Σολάρις το οποίο έχει μεταφέρει στο σινεμά το Paranormal Cinema ο Αντρέι Ταρκόφσκι, αυτός ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, επίσης από τους πολύ αγαπημένους μας εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Η άλλη ταινία σταθμός paranormal του Αντρέι Ταρκόφσκι είναι το Στάλκερ, επίσης κατά την άποψή μου μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, πόσο μάλλον του Paranormal Cinema το 1979. Ε, η ταινία για όσους δεν το ξέρουν είναι βιβλίο επίσης λέγεται «Roadside Picnic», το πίκνικ στην άκρη του δρόμου, «Roadside Picnic» των Αρκάντι και Μπόρις Κουργάσκι μεταφερμένος στο σινεμά ως στάλκερ με του Αντρέι Ταρκόσκη το 1979. Ένα παράξενο γεγονό γίνεται στον πλανήτη γη, κατά άλλους είναι η πτώση κατά άλλους είναι μια έκρηξη περίεργη και υπάρχει μια μεγάλη περιοχή που δεν ξέρουμε πού ακριβώς, στην ευρύτερη Ρωσία, ε, κατά πάση φινόντον στη Σιβηρία, ε, που δημιουργείται ειναι στη σιβηρια που δημιουργειται εκει μια ζώνη με μεγάλη διαταραχή της πραγματικότητας. Η ζώνη αυτή φυσικά λέγεται The Zone και είναι από τότε διάσημη η ζώνη και υπάρχουν οι διάφοροι τάλκερ, δηλαδή οδηγοί, ανοιχνευτέ, οι οποίοι γνωρίζουν πώ να, μαν, να μανιπουλάρουν και πώ να διαχειριστούν και πώ να οδηγηθούν και να ανοιχνεύσουν και να κυκλοφορήσουν μέσα στην απαγορευμένη ζώνη, η οποία είναι απαγορευμένη, περιστοιχίζεται από τείχη, από περιπολίες στρατιωτικέ κλπ. και δεν μπορεί κανένα να μπει, κανένα να μπει μέσα. Αλλά διάφοροι επίδοξοι εξερευνητέ πηγαίνουν εκεί στην άκρη στα χωριά που βρίσκονται λίγο έξω από τη ζώνη και νικιάζουν αυτού του τάλκερ για να τους οδηγήσουν σαν περιπετειώδη supernatural τουρισμό μέσα στην απαγορευμένη ζώνη όπου συμβαίνουν απίστευτες και μεγάλες διαταραχές της πραγματικότητας όσο πιο βαθιά πας μέσα στη ζώνη τόσο μεγαλύτερη είναι η διαταραχή της πραγματικότητας ε, μια πραγματικά συγκλονιστική ταινία ένα αριστούργημα του κινηματογράφου ε, είναι η ταινία αυτή το Stalker του 1979 του Αντρέι Ταρκόφσκι βασισμένη στο βιβλίο Roadside Picnic των αδερφών Σουκάρσκη. Ε, όλα αυτά με οδηγούν να αναφερθώ επιτέλους στην καταπλητική ταινία uh, Jacob's Ladder. Η ταινία Jacob's Ladder, η σκάλα του Ιακώβ. Ε, το 1990 του Adrian Lyne. 1990 λοιπόν, Adrian Lyne, Jacob's Ladder. Κατά την άποψή μου, είναι μια από τι καλύτερε ταινίε που έχω δει ποτέ και επίση είναι μια από τι δύο, τρει, τέσσερι, πέντε καλύτερε ταινίε σε αυτό το paranormal σίνεμα που παρουσιάζω σήμερα. Jacob Slatter. Όποιοι δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι μια ταινία που σχετίζεται πολύ στενά με το afterlife, με την ζωή μετά το θάνατο. Και κατά την άποψή μου, επειδή είναι βασισμένη στι διδασκαλίε του μυστικιστή και θεολόγου Meister Eckhart. Είναι μια ταινία η οποία έχει πολλά ίχνη αλήθειας, η ταινία αυτή, με μορφή fiction βέβαια. Ε, αυτή η ταινία, το Jacob Slattery, η σκάλα του Ιακώβ, ε, του Adrian Lyne. Έχει ιδιαίτερα τρομακτικές σκηνές, ε, δεν, δεν έχει παρόλα αυτά καθόλου γόρι κάτι τέτοιο... Ε, Παίζει πάρα πολύ η φάση με τις αναλλακτικέ πραγματικότητες αλλά κυρίως με το πέρασμα στην άλλη ζωή. Αυτό, περί αυτού πρόκειται η ταινία. Είναι μάλιστα ένα χαρακτηριστικό δείγμα κατά την έποψή μου η ταινία αυτή του πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εντελώς extreme, paranormal, και μυστικιστική κωδική σχεδόν με μεγάλε αλήθειε ταινία, να την παρουσιάσουμε σαν μια ταινία μεγάλη κυκλοφορία που θα τη δει πολλοί κόσμος, αλλά ο, ο πολλοί κόσμο που θα τη δει δεν είναι σχετικό με αυτά, οπότε δεν μπορεί να την καταλάβει. Οπότε πώ θα το κάνουμε. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκανε στην ταινία αυτή το τέλειο άλοθη, ε, την τέλεια εξήγηση. Κανονικά η ταινία θα έπρεπε να είναι ανεξήγητη, άμα δεν το κάναν αυτό. Ε, δεν θα την καταλάβαινε ο πολλοί κόσμο. Είναι πολύ μυστικιστική. Ε, και έχει να κάνει, όπω το είπα, με αυτό που ενδεχομένω τα αλήθεια συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Ε, σας πω μετά για το σεναριογράφο. Το κόλπο που σκεφτήκανε λοιπόν είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι βετεράνοι του Βιετνάμ και ότι κατά τη διάρκεια το, του πολέμου του Βιετνάμ του είχαν δώσει ένα φάρμακο που το φάρμακο αυτό λεγόταν Λάντερ. Δηλαδή είχε τη χαρακτηριστική ονομασία το φάρμακο αυτό, το οποίο ήταν παραστησιακό, Λάντερ. Και μετέτρεπε α πούμε του πολεμιστέ σε το α πούμε, σε βίκυνγκ που είναι σε αμόκ και δύο-τρία άτομα μπορούν να καθαρίσουν ένα ολόκληρο σύνταγμα, α πούμε, επειδή βρίσκονται σε μια κατάσταση φρενίτιδα, την οποία του προκαλεί αυτό το φάρμακο, το ladder. Και επειδή Jacob λέγεται ο πρωταγωνιστή τη ταινία, ξαφνικά να γιατί η ταινία λέγεται Jacob's ladder. Jacob's ladder, το, το, ladder, το φάρμακο αυτό που πήρανε κτλ., το οποίο υποτίθεται ότι εξηγεί όλα αυτά που συμβαίνουν στην ταινία. Εδώ έκανε ένα spoiler, το οποίο δεν αξίζει ο spoiler όμω, γιατί είναι ενό άκυρου επίπεδου τη ταινία. Ε, είπα αρκετά πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε είναι μια από τις αγαπημένες μου παρανόρμαλ ταινίες ε, του Adrian Lyne του 1990 και αυτό τώρα μου φέρνει στο μυαλό αντίστοιχα και την ε, ε, το Awakening's τα ξυπνήματα μια ταινία του 1990 επίσης της Penny Marshall πολύ ωραία σκηνοθέτηδος το Awakening's ε, που ε, πρωταγωνιστούν ο Ρόμπιν Βίλιαμς και ο Ρόμπερν Δενίρο, όπου είναι ένας γιατρός σε μια κλινική, που, η οποία περιθάλτει κάποιους ασθενείς, οι οποίοι υπάρχουν από μια παράξενη ασθένεια ύπνου, στην οποία πέφτουν σε κατατονία και τελικά σε κόμμα, και δεν μπορούν να συνέλθουν. Και αυτός με διάφορα, ο γιατρός που τον παίζει ο Ρόμπιν Βίλιαμς, με διάφορα σκευάσματα τα οποία προσπαθεί να παράγει, καταφέρνει και τους ξυπνάει. Και αυτοί οι άνθρωποι, και τέλο πάντων ο, ο πάνω, πιο χαρακτηριστικό από αυτού είναι αυτό ο ήρωα που παίζει ο Ρόμπερντ που ξαφνικά ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ξυπνάει στην πραγματικότητα και για πρώτη φορά εκτιμάει τα πάντα από την καθημερινή ζωή, το ήλιο Βασίλαμα, την αγάπη των συνανθρώπων του, το παραμικρό αντικείμενο κλπ., επειδή προέρχεται στην ουσία από έναν, ξυπνη, από έναν ζωντανό θάνατο ο άνθρωπο και αναστένεται. Ε, αυτό έχει να κάνει με μια ε, πραγματική ε, ασθένεια που λέγεται εγκεφαλίτις Lethargica Εγκεφαλίτιδα δηλαδή λιθαργική ε, Και με τα ζητήματα αυτά, στα αλήθεια, είχε ασχοληθεί ο Όλιβερ Σαξ Ο ψυχολόγος και ψυχίατρος Όλιβερ Σαξ Πάνω στα ε, πειράματα και σε όλα αυτά του οποίου έχει βασιστεί η ταινία Awakening's Πολύ paranormal ταινία του 1990 τη Penny Marshall. Και μιλώντα τώρα ε, για τι δυνατότητε που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να παραλείψουμε από το paranormal cinema κάποιε από τι ταινίε του David Cronenberg. Μπορεί ο Cronenberg πλέον να κάνει ταινίε που δεν μα αφορούν, αλλά οι παλιέ ταινίε του David Cronenberg ήταν, α πούμε, ε, μέσα στο Generation X και ήταν από τι πρώτε ταινίε που μα έκαναν. Να καταλάβουμε πολλά πράγματα ε, του εκεντρικού κινηματογράφου, του supernatural horror και, και πιο συγκεκριμένα του body horror, όπως λέγεται. Γιατί ο, ε, στις, σε πολλές από τις πρώτες ταινίε του ο Δέβι Κρόνιμπε ασχολούνταν με τα μυστήρια που είχαν να κάνουν με το σώμα και με ασθένειες διάφορες και επιδημίες και τέτοια. Τέλος πάντων κατέληξε ο άνθρωπος αυτό σε δύο συγκλονιστικές ταινίες καταπληκτικές. Η μία είναι το Scanners και η άλλη είναι το Videodrome του Κρόνεμπεργκ. Το Scanners του 1981 είναι μία ταινία στην οποία ε, υπάρχουν στον, στον γενικότερο πληθυσμό υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι είναι Scanners. Δίνει και τον αριθμό τους στην ταινία, αν θυμάμαι καλά, 270, τους οποίους έχει συγκεντρώσει μια οργάνωση που μαζεύει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι scanners, δηλαδή είναι διαστητικοί, μπορούν να σε σκανάρουν, διαβάζουν τις σκέψεις και μπορούν να επηρεάσουν. Έχουν δηλαδή το mind over matter, το, το πνεύμα υπεράνω της και μπορεί το, το πνεύμα τους, οι, οι παρανόρμαλοι ικανότητέ του να επεμβούν πάνω στον υλικό κόσμο και ιδιαίτερα πάνω στα άλλα ανθρώπινα μυαλά. Και του συγκεντρώνουν σαν, για να του χρησιμοποιήσουν σαν υπερόπλο φυσικά. Ε, το σκάνερ σε, πρωταγωνιστεί ίσω στον πρώτο γνωστό του ρόλο ο Μάικλ Ironside και έχει αυτή τη θρυλική σκηνή, όπου είναι δύο σκάνερ που είναι αντιμέτυ, αντιμέτωποι ο ένα με τον άλλον, κοιτάει έντονα ο ένα τον άλλον και τελικά ε, ε, εκρήγνεται το κεφάλι του ενό του που έχει προκαλέσει δηλαδή μια έκρηξη στον εγκέφαλο πούμε, και του Sky το κεφάλι είναι μια από τις χαρακτηριστικές σκηνές του Scanners του David Cronenberg του 1981 αντίστοιχα η καταπληκτική αυτή ταινία το Videodrome του Cronenberg με τον James Woods και την Debbie Harry τον Blondie είναι μια ταινία που ασχολείται βαθύτατα ουσιαστικά με το virtual reality αλλά και με την μετατροπή του ανθρωπίνου σώματος σε τεχνολογία. Είναι μια εφιαλτική ταινία... Πρέπει να τη δει κανείς για να καταλάβει πόσο μυστηριώδης και ωραία είναι. Κρατάμε το σύνθημα από την, ται... από την ταινία, που είναι πολύ επαναστατικό και αντιστασιακό για την εποχή, αλλά ισχύει και μέχρι σήμερα. Είναι μήνυμα της αντίστασης. «Death to the drum: long live the new flesh». <laughs> Θάνατο στο Drum, ε, ζήτω η... η νέα σάρκα. Δείτε το, το Videodrome οπωσδήποτε, του David Cronenberg του 1982, και μιλώντας περί τεχνολογία στο paranormal δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε στο EVP στα electronic voice φαινόμενα όπως ανακαλύφθηκαν από τον Φρίντριχ Γιούργενσον στα αρχές και μέσα του 20ου αιώνα την ιστορία όλη του Φρίντριχ την συγκλονιστική ιστορία του Φρίντριχ Γιούργενσον και του EVP και τα πάντα που σχετίζονται με το EVP και τις επικοινωνίες με τους νεκρούς και με αυτά εδώ Έχω μεγάλα κεφάλαια στο βιβλίο μου Paranormal. Εκεί θα τα εξερευνήσετε και θα, πραγματικά θα αντιποσιαστείτε και θα ενδιαφερθείτε ιδιαίτερα για τον Φρίντριχ Γιούργκεσον που ανακάλυψε το EVP, δηλαδή τι ηχογραφήσει αυτέ που υποτίθεται ότι ηχογραφούν φωνέ των νεκρών ενώ δεν ακούγεται τίποτα στο εξωτερικό περιβάλλον. Βάζει το καστόφωνο, ηχογραφήσει και ηχογραφήσει μια φωνή που δεν υπάρχει. Και πώ έγιναν πειράματα και καταλήξαμε. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το ιδιαίτερα ανησυχητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον paranormal φαινόμενο του EVP, Electronic Voice Phenomena. Και έτσι έχουμε και μια ταινία για το EVP που είναι το white noise, (λευκό θόρυβος. Ε, ακριβώς επειδή στο λευκό θόρυβο υποτίθεται ότι μπορούν εύκολα να διακριθούν ή να ηχογραφηθούν και το οποίο οι αυτέ έχουν εξελιχθεί στο λεγόμενο transcommunication μέσω ασυρμάτων δηλαδή, επικοινωνία με την άλλη πλευρά. Τα πάντα για το transcommunication και για το EVP θα διαβάσετε στο βιβλίο μου Paranormal, αλλά μπορείτε να πάρετε μια γεύση όπως την βλέπει το Paranormal Cinema στην ταινία White Noise του 2005 του Joffrey Sachs με πρωταγωνιστή το Michael Keaton. Εκεί έχουμε μια ταινία ας την πούμε, horror με έντονο paranormal στοιχείο που είναι το EVP και η επικοινωνία με την άλλη πλευρά... τα electronic voice φαινόμενα στο white noise του 2005... Geoffrey Sachs με τον Michael Keaton. Ε, για μας που τα πράγματα τα βλέπουμε ε, λίγο πιο... Ε, να, να παίζουν και με γεωγραφικά μυστήρια... αλλά και με τους ανθρώπους τους ίδιους σε σχέση με τη γεωγραφία τους να αναφέρω μια πάρα πολύ αγαπημένη μου ταινία του παρελθόντο, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ μέχρι σήμερα και για το style της και για τις ερμηνείες της και για το σενάριο της είναι η ε, πραγματικά ιδιαίτερη ταινία πραγματικά πολύ ιδιαίτερη ταινία Nomads, οι νομάδες, Nomads του 1986 είναι, η, είναι μια ταινία του Τζον Μακτύρναν ε, έτσι χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι ο Τζον Μακτύρναν είναι και ο σκηνοθέτης του Predator με τον Άλροντ Βαζενέγκερ και τον αόρατο κυνηγό μέσα στη ζούγκλα, τον εξωγήινο το έχει κάνει ο Τζον Μακτύρναν και άλλες ταινίες φοβερές ε, μία από τις πρώτες ταινίες όμως είναι αυτή, τον Νόματς ε, του 1986 με πρωταγωνιστή τον Πίρς Μπρόσναν και επίσης την ταινία παίζει και ο Άνταμ Άντ από τους Άνταμ Ants. και άλλοι ωραίοι ε, δεν θέλω να κάνω καθόλου σπολιαρ για την ταινία, αυτ Είπαμε η ταινία του Τζον Μακτύρναν του 1982 Θέλω να τη δείτε ε, Συγγνώμη του 1986 Νόμα 1986 του Τζον Μακτύρναν ε, Θέλω να τη δείτε την ταινία αυτή ε, το, ε, Αν θυμάμαι καλά το λόγο Το μότο της ταινίας που λέγεται και μέσα στην ταινία Πολύ ωραία στα γαλλικά Είναι Ιλσόν Παλά, Ιλσόν Τεζινουά Αυτή δεν είναι εδώ, αυτή είναι η νουά αναφερόμενοι στους εσκιμόους Ινουά ή Ινουίτ όπως γράφεται και για έναν ανθρωπολόγο ο οποίος έχει περιπλανηθεί στις περιοχές του Αρκτικού κύκλου με τους εσκιμούς και έχει εντοπίσει ανάμεσά τους κάποιους νομάδες οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι και τους οποίους αντίστοιχα εντοπίζει μέσα στη Μεγαλούπολα, αν θυμάμαι το Σαν Φρανσίσκο, στο οποίο μετακομίζει με τη γυναίκα του μετά από όλες τις περιπέτειες ανθρωπολογικές που είχαν σε όλο τον κόσμο. Ανακαλύπτουν τους νόμαντς αυτούς, τους supernatural νόμαντς ανθρώπους που δεν είναι καταγραμμένοι πουθενά, που δεν γνωρίζει τίποτα κανεί για αυτού, που δεν έχουν ταυτότητα, που δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν FIPA, δεν έχουν green card, δεν έχουν τίποτα, απολύτω δεν είναι καταγραμμένοι πουθενά, δεν υπάρχουν για το κράτο και οι οποίοι είναι μεταφυσικές ε, οντότητε, οι οποίε εμφανίζονται ω άνθρωποι, ω συμμορίε, ω άστεγοι, ω ξέρω εγώ και ε, τέλο πάντων αυτό είναι, είναι το κεντρικό θέμα τη ταινία, το οποίο αναπτύσσεται περισσότερο και έχει να κάνει επίση και με αναλακτικές πραγματικότητες, με αναλακτικούς εαυτού. Είναι πραγματικά μια αξιοζήλευτη ταινία και μου αρέσει πάρα πολύ και το πόστερ της ταινία αυτής, το οποίο δείχνει ένα, μια παγωμένη έρημο και στη μέση της παγωμένης αυτής ερήμου, στο τίποτα, είναι ένας άνθρωπος με μια κουκούλα, δεν φαίνεται το πρόσωπό του είναι μαύρο, λόγω ξεκέφτια της κουκούλας, φοράει μια γούνα και κρατάει έτσι ένα ραβδί και γράφει από π 1986, John McTiernan, Νόματς. Δείτε την οπωσδήποτε, μια από τις καλύτερες ταινίες που ξέρω ε, στο δικό μου γούστο. Ε, και μιλώντας για τις ικανότητε, ε, δεν μπορούμε παρά να αναφέρω και μια όχι πολύ γνωστή ταινία, το 1936. Σας είπα ότι οι παλιές ταινίες μετράνε πάρα πολύ, πριν το 40-45. Λοιπόν, αυτή η ταινία λέγεται «The Man Who Could Work Miracles». Ο άνθρωπος που μπορούσε να κάνει θαύματα. 1936 του Λόθαρ Μέντεζ. ένας ε, ιδιότυπος σκηνοθέτης εποχής ο Λόθαρ Mendes, 1936 The Man Who Could Work Miracles ε, Αυτό βασίζεται πάνω σε ένα μεγάλο διήγημα του H.G. Wells του μεγάλο αυτού πατέρα της επιστημονικής φαντασίας συγγραφέα του Time Machine του War of the Worlds του Invisible Man και λιβά και λιβά, του The Isle of Dr. Moreau και τι να πρωτοπούμε για τον H.G. Wells και τα έργα του και τα καταπληκτικά επίσης διηγήματά του οποία δεν τα γνωρίζει πολλοί κόσμος ε, τα πίνω όλα ένα και ένα βασισμένο λοιπόν σε ένα διήγημα του H.G. Wells που έχει τον ίδιο τίτλο The Man Who Could Work Miracles το 1936 αστή καταπληκτική ταινία δεν θέλω να κάνω spoiler θέλω μόνο να πω ότι στην ταινία αυτή παρουσιάζεται ένα ανθρωπάκι της καθημερινής πραγματικότητας, ένας λογιστάκος σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ο οποίος ζει μια μίζερη ζωή, δυστυχισμένη, και τον οποίον διαλέγουν δύο υπερβατικές οντότητε που παρακολουθούν τη γη από ψηλά, για να του δώσουν το χάρισμα να μπορεί να κάνει θαύματα. Και πώς αυτό ανακαλύπτει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι σκεφτεί γίνεται. Δηλαδή, το πιο τρολό πράγμα του κόσ το όχι ή μπορεί να το προκαλέσει. Δηλαδή λέει ας πούμε για παράδειγμα θέλω 10 ελέφαντες τώρα εδώ μες στο δωμάτιο. Παπ και εμφανίζει το δέκα ελέφαντες στο δωμάτιο. Τέτοια φάση. Mm. Και πώς αυτό αρχίζει και το εμμεταλλεύεται με σκοπό ας πούμε, να γίνει ίσως στο τέλος ξέρω εγώ, ο Βασιλιά του κόσμου ή τι. Για σχέστετε το λίγο. Τι περιπέτειες μπορεί να έχει αυτός ο τύπος ας πούμε. Που έχει αυτή την ultimate paranormal ικανότητα των, θα, των απόλυτων θαυμάτων. Η ταινία έχει ε, επηρεάσει μια πιο σύγχρονη ταινία του 2015 που λέγεται Absolutely Anything. Absolutely Anything. 2015. Η ταινία ε, παίζει ο Σάιμον Πέγ μέσα, ε, είναι ο πρωταγωνιστής ε, και είναι στην πραγματικότητα το ίδιο story, δηλαδή επηρεασμένο από το δίγημα αυτό του H.G. Wells ή από αυτήν την παλιά ταινία του 36 που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι έχει αυτή την ικανότητα να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να μπορεί να κάνει τα πιο μεγάλα θαύματα ε, Η σκηνοθεσία είναι του Terry Jones Πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Terry Jones Είναι ένας από τους Monty Python Που έχει κάνει αυτή την ταινία του 2015 σκηνοθέτηση δική του Absolutely Anything με τον Simon Peck Γνωστό κομικό και πολύ αγαπημένο εθαπιό Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Και προχωράμε Περαιτέρω στην Οδύσσια μας αυτή σήμερα Στο Paranormal Cinema σε αυτή την κινηματογραφική εξερεύνηση του paranormal. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, κάνουμε αυτή την εκπομπή μέσα από τι συχνότητε που στέλνουμε εγώ και συγκυβερνήτριά μου από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό εκεί κάτω στη γη, στου άγνωστου παραλήπτε των συχνοτήτων αυτών, λειτουργώντα για λογαριασμό του Radio Nowhere και του ΑΟΡΑ του Κολεγίου. Και οι συχνότητές μας αυτές μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ με το μυστικό διαστημικό σταθμό και κάνουμε ένα αφιέρωμα στο παρανόρμαλ σίνεμα. Στις ταινίε του κινηματογράφου παρανόρμαλ. Ε, παρέλειψα νωρίτερα, καθώς μιλούσα για την ταινία Τζέικοπς Λάντερ, Uh, του Adrian Line του 1990 να αναφερθώ για λίγο έστω στον καταπληκτικό σεναριογράφο της ταινίας, τον Bruce Joel Rubin ο οποίος uh, είναι ένας ιδιαίτερα μυστικιστή και πολύ παρανόρμα εντό εισαγωγικών uh, σεναριογράφος, ο οποίος μας έχει δώσει κι άλλες καταπληκτικές ταινίες σαν τον Jacob Slatter uh, υπάρχει ας πούμε και αυτή η πιο light α το πούμε έτσι εκδοχή, αλλά πολύ ωραία ταινία το Ghost uh, η οποία είναι σεναρίου uh, Bruce Τζόελ Ρούμπιν επίσης Όπως και τον Τζέκοπ Σλάντερ Το Ghost ε, ε, Που έχουμε αυτή την ταινία του τύπου που πεθαίνει Και βρίσκεται ένα medium που είναι η Γουμπι Goldberg Και προσπαθεί να επικοινωνήσει με την ε, αγαπημένη του ε, Και τα πράγματα τα οποία συναντά Σε αυτή την άλλη ζωή Δεν συναντάει βέβαια τα πράγματα Που συναντούν οι άνθρωποι που έχουν περάσει Στην άλλη ζωή στο Μπίτλτζουσ ε, Αλλά το οποίο επίσης είναι μια ταινία πολύ ιδιαίτερη, την οποία όλοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δούνε, ε, το Beetlejuice. Ε, τώρα, ο Bruce Joel Rubin έχει κάνει επίσης και μια, ένα άλλο καταπληκτικό σενάριο, την ταινία Brainstorm, με τον Christopher Walken, το 1983. Έτσι λοιπόν έχει τουλάχιστον τρία καταπληκτικά σενάρια στο ενεργητικό του, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος σεναριογράφος, ε, το Brainstorm, το ε, Ghost και το Jacobs Ladder. Ε, μακάρι όλοι οι συναγράφοι να ήτανε σαν για αυτόν και σαν τον Τσάρλι Κάουφμαν. Ε, ένας επίση καταπληκτικός σενεργράφος που μας έχει δώσει πάρα πολλές καταπληκτικές ενδιαφέρουσες, κεντρικέ και παράξενες ταινίες. Η πιο χαρακτηριστική νομίζω από αυτέ είναι το «Being John Malkovich». Ε, μια ταινία του Spike Jonze του 1999. Ο... Καταπληκτικός Τσάρλι Κάουφμαν, έχει κάνει και το Adaptation και πάρα πολλέ τέλο πάντων άλλε ταινίε. Ψάξτε τον, αυτόν τον σενάριο τον Τζάρλι Κάουφμαν. Ο Σπάικ Τζόνζι έχει συνοδετήσει λοιπόν το 1999 αυτή την πολύ παράξενη ταινία, πολύ strange, το Being John Malkovich. Το να είσαι ο John Malkovich. Η καταπληκτική υπόθεση τη ταινία, δεν θέλω να κάνω spoilers, είναι τελείω ε, παράξενη, ε, είναι το εξή. Ένα ε, Μαριονότο παίκτη, α το πούμε έτσι, τον οποίον παίζει ο Τζον Κιούζακ, ανακαλύπτει σε ένα κτίριο το 13ο πάτωμα, το οποίο δεν υπάρχει. Το σανσέρ δεν πηγαίνει εκεί, αλλά μόνο άμα το σταματήσει ανάμεσα στου δύο ρόφου και το ανοίξει, βγαίνει, ας πούμε, σε ένα πολύ χαμηλό πάτωμα, πολύ χαμηλό τάβανο, το οποίο είναι σαν να λέμε μυστικό, και εκεί υπάρχουν διάφορα γραφεία. σε ένα εκ των οποίων βρίσκει μία αποθυκούλα, α το πούμε έτσι, που την ανοίγει και έχει από πίσω ένα τούνελ. Και ξερνάμενο σε αυτό το τούνελ, καταλήγει μέσα στο μυαλό του, Τζον, του ηθοποιού Τζον Μάλκοβιτ. Μένει κάποιο χρονικό διάστημα εκεί, βλέπει δηλαδή μέσα από τα μάτια του Τζον Μάλκοβιτ, ε, ε, του ηθοποιού, του διάσημου αυτού ηθοποιού, ο οποίο τον εαυτό του στην ταινία. Ε, Ζει την καθημερινότητα του Τζον Μάλκοβιτς αλλά δεν έχει πολύ χρόνο μέσα στον Τζον Μάλκοβιτς Τελικά ξεβράζεται από το μυαλό του Τζον Μάλκοβιτ Σε ένα συγκεκριμένο σημείο Κάπου σε μια εθνική οδό Σε ένα highway Και αυτό είναι μόνο μια πολύ πολύ πολύ περιληπτική Και πολύ αποσφασματική ε, περιγραφή Της ε, πολύ παράξενη αυτής ταινία, ταινίας Being Τζον Μάλκοβιτς Του 1999 του Spike Jonzy Να πούμε ότι... Ε, ο Spike Jonze είναι και αυτός που έχει ε, σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων ωραίων ταινιών ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ ε, Το Weapon of Choice του Fatboy Slim με τον Christopher Walken που κάνει ένα καταπληκτικό χορό και που καταλήγει να πετάει κλπ. Είναι η σκηνοθεσία Σπάκι και, κατά την άποψή μου, ένα αρκετά ε, paranormal και πολύ ωραίο ε, βίντεο κλιπ με τον Christopher Walken, Fatboy Slim, The Weapon of Choice ο χορός αυτός που κάνει ο Christopher Walken και μια και αναφέρομαι στον Christopher Walken, ξέχασα να αναφέρω μιλώντας για τις ταινίες του David Cronenberg την ε, καταπληκτική ταινία έχει κάνει και το The Fly το 1986 ο Cronenberg που είναι αυτή η ιστορία με τον τηλεμεταφορά με τον Jeff Goldblum που μέσα στο θάλαμο τη ηλεκτρομεταφορά μπαίνει και μία μίγα και τελικά συνδέεται από την άλλη, α πούμε, η μίγα με τον άνθρωπο, και είναι το The Fly, είναι τέλο πάντων μία αναφορά σε μια παλιότερη ταινία The Fly με τον Vincent Price του 1940. Ε, έχει κάνει όμω ε, αυτή την καταπληκτική, ε, επιμένω στο επίθετο καταπληκτική, ε, ο Ντέβιν ε, Κρόνεμπερκ το, ε, ε, το ε, ε, ε, βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. The Dead Zone, η νεκρή ζώνη του 1983. Dead Zone, 1983. David Cronenberg, με τον Christopher Walken. Όπου εκεί έχουμε έναν άνθρωπο με την ιδιαίτερη παρανόρμα ικανότητα του να προβλέπει το μέλλον, να έχει αυτή την έκτη αίσθηση και πολλέ παράξενε εμπειρίε, που καταλήγει να δει ε, μια σκηνή από το μέλλον τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει. Αυτό μα θυμίζει και μια. Ένα άλλο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο έχει γίνει και σειρά, ας πούμε, ε, mini ε, ε, για τη δολοφονία του Κένεντις, στους παραπέμπω και σε εκείνη την ταινία. Ε, Dead Zone, λοιπόν, 1983, David Cronenberg, με τον Christopher Walken. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω φυσικά τον, ε, ένα μεγάλο σκηνοθέτη της εποχής μας, πολύ εντυπωσιακό, αν και τώρα τελευταία μας έχει απογοιτεύσει λίγο κατά την άποψή μου, τον Christopher Nolan ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με την πρώτη ταινία, το Following και το Memento και ε, τις δύο καταπληκτικές άλλε ταινίες που κάτι την άποψή μου έχει κάνει, τρεις μάλλον, το Prestige, το Interstellar και το Inception. Ε, εντάξει, τώρα και τα Batman αυτά που έχει κάνει είναι ωραία και άλλα, αλλά αυτά που έχει αρχίσει με το The Tenant, με το Oppenheimer, με αυτά εμένα δεν μου άρεσαν και τόσο. Δεν νομίζω ότι είναι ή το Dunkirk και αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι η εισαξιά του. Νομίζω ότι οι παλιότερε ταινίε του είναι πάρα, πάρα πολύ καλύτερε και είναι χαρακτηριστικά paranormal. Το μεμέντο του Christopher Nolan είναι για έναν τύπο ο οποίο έχει απώλεια μνήμης και ο οποίο κάθε τόσο ξεχνάει τον εαυτό του και όλε τις μνήμες και πρέπει να αφήνει σημειώματα στον εαυτό του για να μπορεί να επιβιώσει στην, στην επόμενη φάση, και ο οποίο ταυτόχρονα διερευνεί ένα μυστήριο, πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία, το μεμέντο του Christopher Nolan. Ε, το The Prestige που ε, είναι μια ταινία ε, μέσα στον κόσμο των stage magicians Στην οποία κάνει και μερικές καταπληκτικές εμφανίσεις Ο David Bowie παίζοντας τον Nikola Tesla Πρέπει να το δείτε εσείς που ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα Το The Prestige του Christopher Nolan Και βέβαια το Inception που είναι όλη αυτή η ιστορία Με το a Dream Within A Dream για, Ή για εσά που έχετε μελετήσει το έργο του Κάρλο Καστανέντα είναι όλη αυτή η ιστορία με τον κόσμο τη δεύτερη προσοχή. Πώ μπορεί να φτάσει εκεί, όταν φτάνει στο σημείο να ονειρεύεσαι ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο και να ξυπνά μέσα στο όνειρο, έχοντα ξυπνήσει από το πρώτο όνειρο. Ε, και όλα αυτά εδώ είναι το μυστικιστικό και παρανόλμα. Background του Inception του Christopher Nolan. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία με τα παράλληλα σύμπατα, του παράλληλου κόσμου, του παράλληλου χρόνου που φαίνονται μέσα στην επίση καταπληκτική ταινία του Interstellar. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή ο Κρίστοφερ Νόλαν που οι περισσότερες και κυρίως παλαιότερες ταινίες του είναι μέσα στο παρανόρμαλ σύνομα και πρέπει κάποιος να τις αναφέρει οπωσδήποτε. Και έτσι λοιπόν το έκανα κι εγώ εδώ. Ε, Μία καταπληκτική ταινία για την οποία θέλω να πω το παραμικρό. Θέλω Θέλω από από εσά θα είναι, δύο, πέντε, που μας ακούτε, η συγκυβερνητριά μου συμπεριλαμβανωμένη. Είναι μια ταινία που έχει... Θα σας δώσω μόνο το τίτλο. «The Navigator». Μια μυστηριώδη ταινία, την οποία θέλω να ανακαλύψετε μόνοι σας. Δεν σας δίνω ούτε σκηνοθέτη, ούτε χρονιά, ούτε υπόθεση. Είναι μια ταινία, μια μυστική ταινία, που προτείνει ο μυστικός διαστημικός σταθμό για τους συνταξιδιώτες εξερευνητέ του κινηματογράφου εκεί έξω. Από το Radio Nowhere. The Navigator, ο πλοηγός. Βρείτε την, εσείς που θέλετε. Μια και αναφέρθηκα στο Radio No και στην αντίσταση, έχουμε μια πολύ παρανόρμαλ ταινία της αντίστασης του παρελθόντος του 1990. Η ταινία λέγεται «Brain Dead». Προσέξτε, όχι μια λέξη «Brain Dead» που είναι μια παλιά ταινία του Πίτερ Τζάκσον, αλλά δύο λέξεις. «Brain Dead» 1990, σκηνοθεσίας «Adam Σάιμον». 1990 Adam Simon Brain Dead μια πολύ αντιστασιακή ταινία με το σύνθημα At least do no harm τουλάχιστον μην κάνεις κανένα κακό At least do no harm ε, την οποία πρέπει να δουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τις εναλλακτικές καταστάσεις της πραγματικότητας καθώς αυτές δραστηριοποιούνται μέσα από τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου στον οποίο γίνονται παράξενα πειράματα. «Brain Dead» 1990, Adam Simon. Τώρα, για σας που έχετε ε, ε, προβληματιστεί με αυτή την ιστορία με την έρπου ε, είναι ένας τίτλος, τον οποίο ε, κάπως εμπνεόμενος προφανώς από το «Erpon Chaos του Lovecraft, ε, παρουσίασε ο Γιώργος Μπαλάνος παλαιότερα. Υπάρχουν διάφοροι ε, οι οποίοι έχουν οικειοποιηθεί αυτό τον τίτλο ενώ προέρχεται από τις ερευνητικέ εργασίε του Γιώργου Μπαλάνου. Δεν έχει μιλήσει για τις εμπνεύσεις του σε αυτή την περίπτωση ο Ιωγός όπω όπως δεν το έχει κάνει και σε άλλα πράγματα. Εδώ ε, θέλω εγώ να σας δείξω την καταγωγή αυτής της ιστορίας με αυτή τη σκιά ε, και σε, μπορείτε να το ξεκινήσετε και να το ψάξετε με μια ταινία του Paranormal που λέγεται Shadow Builder, Shadow Builder ο κατασκευαστής σκιών Shadow Builder, ε, του Jamie Dixon του 1998. 1998, Shadow Builder. Τώρα, το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, αφού θα δείτε την ταινία θα καταλάβετε πριν πρόκειται, πως αυτή η έρπουσα σκιά κινείται μέσα στους, στα τούνελ των υπονόμων και βγαίνει από τα καπάκια των υπονόμων και μέσα στην πόλη κλπ. Και, και, και εσείς που τα ψάχνετε αυτά θα καταλάβετε πολλά... Ε, για την έμπνευση αυτών των ζητημάτων των, των ότι προέρχεται από τον κινηματογράφο και την λογοτεχνία, όπως θα το καταδείξω τώρα εγώ εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό επειδή κάπω ενδιαφέρομαι κι εγώ για αυτά τα παρανόρμαλ ζητήματα Στην ταινία αυτή, Σαντομπίλντερ λοιπόν του Τζέιμι Ντίξον θα τα δείτε όλα αυτά το 1998 Τώρα, η ταινία αυτή είναι βασισμένη σε ένα διήγημα το οποίο μεταφέρει στον κινηματογράφο στην ουσία σε ένα διήγημα του Στόκερ. Ο Μπραμπ Στόκερ είναι ο θερμίκο συγγραφέας του Ντράκουλα ε, και ο οποίος δεν ευθύνεται μόνο για τον Ντράκουλα και το κόνσεπτ αυτό εδώ που έχει διαδοθεί τόσο πολύ από το 1800 δεκαετία του 1880 μέχρι σήμερα. Το Ντράκουλα του Μπραμπ Στόκερ ε, αλλά και πολλά άλλα. Αναφέρω χαρακτηριστικά το καταπληκτικό έργο του ε, «The Jewel of the Seven Stars» το ε, κόσμημα των επτά αστέρων από όπου προέρχεται όλα αυτή η ιστορία με μούμια. Δηλαδή βλέπετε το δεμάμι α πούμε τον Μπόρις Καρλόφ έτσι στην παλιά σπρώμα ταινία. Ε, όλη αυτή η ιστορία με την ε, κατάρα της Μούμιας, με την Ανάσταση μιας Μούμιας κλπ, κλπ. Προέρχεται από αυτό το καταπληκτικό βιβλίο «The Jewel of the Seven Stars» του Μπραμ Στόκερ. Επίσης αναφέρω ότι ο Μπραμ Στόκερ ήταν εμειημένος στο ερεμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, «The Hermetic Order of the Golden Dawn». Του οποίου επικεφαλή ήταν ο William Battle Gates, ο ποιητή ο Ιρλανδός, και όχι ο Άλστερ Crowley, ο οποίο προσπάθησε να γίνει επικεφαλή, σταλμένο από τον ιδρυτή του τάγματο, ε, τον McGregor Mathers, αλλά δεν τα κατάφερε και στην ουσία διαλύθηκε εξαιτία του. Ε, αφού έγινε ένα μαγικό πόλεμο πρώτα, διαλύθηκε το ερμητικό τάγμα τη Χρυσή Αυγή, εξαιτία του Crowley. Δεν υπήρξε ποτέ επικεφαλή τη Χρυσή Αυγή, ήταν περαστικό. Δια Ντάστιν. Ο επικεφαλής της Χρυσή Αυγής από ένα σημείο και μετά ήταν ο Βίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς ο ποιητής και συμμετείχαν στο Golden Dawn πολύ συγγραφή, μεγάλη συγγραφείς του φανταστικού, πολύ αρκετίας. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπραμ Στόκερ. Δύο άλλοι ήταν ο Άρθουρ Μάχεν φυσικά γνωστό και ο Άλτζενον Μπλακουτ. Λοιπόν η το διήγημα λοιπόν αυτό είναι, προέρχεται από τη συλλογή, την πολύ ωραία καταπληκτική και πολύ γνωστή του παρελθόντο ε, συλλογή διηγημάτων του Bram Stoker που λέγεται Under the Sunset, κάτω από το ηλιοβασίλεμα. Under the Sunset του 1881 είναι το βιβλίο του Bram Stoker, όπου περιέχεται μεταξύ άλλων αυτό το μεγάλο διήγημα το Shadow Builder, που από που είναι η έμπνευση για την ιστορία αυτή με την έρπουσα ε, ε, με λεπτομέρειες όπως θα δείτε. Ε, φυσικά όλα τα ερευνητικά πράγματα έχουν την άκρη του στην λογοτεχνία, έτσι. Είτε η λογοτεχνία εμπνέει τα ερευνητικά πράγματα, είτε τα ερευνητικά πράγματα εμπνέουν τη λογοτεχνία. Αυτό είναι ένα αξιδιάλειτο συνοθήλευμα στην ιστορία τη έρευνα και τη λογοτεχνία. Ε, Ακριβώ διότι πολλοί που έχουν διερευνήσει παράξενα ζητήματα τελικά τα κατέγραψαν, ειδικά στο παρελθόν, στην έρευνα. Αυτό υπό τη μορφή μυθιστοριμάτων για να μην εκτεθούν, πούμε, να, νομίζουν, να, να χρησιμοποιούν την λογοτεχνική άδεια που για να μην εκτίσονται ή κατακρίνονται από την εποχή τους Ίσως εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση πάντως ε, η πατρότητα της ιστορίας νομίζω αφού μιλάμε για το 1881 αν να αφήσουμε την ταινία αφήσει βητήσιμη το 1998 αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα του Μπραν Στόκερ και μπορείτε να δείτε μια ε, κάπως έτσι βασισμένη ταινία πάνω στο δίγημα αυτό, «The Shadow Builder» του Jamie Dixon του 1998. Και να μην αφήσουμε απ' έξω σε αυτό το κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Paranormal ε, τον μεγάλο σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, όπου έχει αρκετές Paranormal ταινίε, διότι και ο ίδιος είναι πολύ ψαγμένο με τον μυστικισμό, τον αποκριβισμό, το Paranormal κλπ. είναι γνωστό αυτό εγώ ξεχωρίζω από όλες τις ταινίες του μία ταινία μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και την έχω έτσι ξεχωριστεί είναι το The Tenant του 1976 The Tenant, ο Ένικος ε, που παίζει και ο ίδιος πρωταγωνιστή ο ίδιος, ο Πολάνσκι ε, για το πως είναι μια πάρα πολύ παραξενή ταινία πολύ παρανόρμα, πολύ strange δεν θέλω να πω πολλά να μην κάνω spoiler είναι και ατμοσφαιρική έτσι και λίγο σταδιακή στην εκδήλωση των καταστάσεών τη. Ε, δείτε το είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη ταινία του Πολάνσκι. Φυσικά κάποιο θα σκεφτεί που ξέρει από αυτά τα συνεφείλ πράγματα το Repulsion του Πολάνσκι, που επίση είναι καταπληκτική ταινία με την Καντρίτε Νεύ, ή κάποιο θα διαφωνήσει μαζί μου ότι δεν είναι η καλύτερη paranormal ταινία το The Tenant του Πολάνσκι, αλλά το θρηλυκό Rosmarin's Baby, το μωρό τη Rosmarin του 1968 ε, και με τη μία Φάρο. Η ταινία βέβαια βασίζεται σε βιβλίο με τον ίδιο τίτλο. Είναι όλη αυτή η ιστορία με τον α με τον, αντίχριστο, πούμε, τον οποίο είναι μια αδελφότητα, σατανιστική, έχει παρασύρει μια κοπέλα για να τον γεννήσει. Τώρα έκανα και σπόλερ. Μπάσχε ρεττώσει, «Ροσμαρις το μωρό της Rosemary, 1968. Δείτε το όποιος δεν το έχετε δει. Ε, αντίστοιχη τέτοια ταινία των πιο σύγχρονων ταινιών του Πολάς και έχει κάνει πολλέ. Ε, ξεχωρίζω και αυτήν, το «Ninth Gate», την ένατη πύλη με τον Τζόνι Ντέπ, 1999, για έναν ερευνητή σπάνιων βιβλίων, τον οποίον ε, μισθώνει, τον μισθώνουν πλούσιοι ε, τύποι για να βρει διάφορα σπάνια βιβλία και έτσι αυτόν, τον, σε αυτή την περίπτωση, τον μισθώνει ένας τύπος ο οποίος ε, ασχολείται με τη μαγεία για να του βρει ένα σπάνιο μαγικό βιβλίο. Ε, και μπλέκεται έτσι σε μια τελείω paranormal magical περιπέτεια στην ένατη πύλη του Polanski, ο Johnny Depp, The Ninth Gate του 1999. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι η καλύτερη ταινία του Polanski και η πιο paranormal του, με έναν τρόπο έτσι πολύ λεπτοφυγή, πολύ λεπτοεπίλεπτο, είναι το The Tenant, το ένοικος, του 1976. Ε, νωρίτερα αναφέρθηκα στον Hitchcock να ξεχωρίσω ας πούμε δύο ταινίες του το Vertigo και το Spellbound που κατά τη γνώμη μου έχουν εκτός από το Psycho και το Rare Window που μου αρέσουν πολύ και ιδιαίτερα το Psycho που είναι τελείως ε, μέσα στον κόσμο του paranormal ε, κατεφημισμών τουλάχιστον ε, το Vertigo και το Spellbound ειδικά το Spellbound το οποίο περιέχει και όλες αυτά τα ονειρικά σέξεων τα οποία τα έχει φτιάξει ο Σαλβαντόρ Νταλή στην ταινία ε, κάτι όνειρα που έχει τελείω του ρεαλιστικά Είναι του Νταλή η κατασκευή Στην ταινία των όνειρων Ο οποίος ήταν φίλος με τον Χίτσκο Και όχι μόνο με τον Ντισνεϊ Και με πάρα πολλούς άλλους σκηνοθέτες ε, Μεγάλο ρόλο έχουν παίξει Οι παλιές σειρέ. θα κάνουμε μ, Μου έχει ζητήσει η συγκυβενητριά μου Να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα Ίσως να το επόμενο δεν ξέρω θα δούμε ένα ειδικό αφιέρωμα στις paranormal τηλεοπτικές σειρές όπου έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εκεί επίσης πολλές σειρές paranormal, τηλεοπτικές TV series ε, σίγουρα μέσα σε αυτά είναι δύο που έχουν αφήσει η εποχή και έχουν επηρεάσει του πάντες και τα πάντα είναι το Outer Limits και το Twilight Zone ε, τις οποίες υποχρεώνομαι να αναφέρω όπως επίσης και στη σύγχρονη εποχή η καταπληκτική και πολλών σεζόν σειρά The Supernatural το Supernatural Εκεί θα βρείτε όλη την θεματολογία του παρανόρμαλ μες το Supernatural, μες το Outer Limits, μες το Twilight Zone και θα επιστρέψουμε με πολλά για αυτές τις σειρές και για πάρα πολλές άλλες σε ένα επόμενο μεγάλο αφιέρωμα στο μυστικό διαστημικό σταθμό καταπέτυση της συγκυβερνήτριάς μου. Ε, εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εκεί θα προσθέσουμε και μια όχι πολύ γνωστή σειρά που λέγεται Colchak. Παλαι, Παλαιότερο του Supernatural που είναι κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν... Και θα, μιλήσω, θα μου δεθεί η ευκαιρία να μιλήσω και για πολλές αγαπημένες μου πολύ παράξενες τηλεοπτικές σειρές του παρελθόντος ιδιαίτερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φέρνω το Sapphire and Steel ε, Λοιπόν, η... Σαφώ πρέπει να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο μπρο-πίσω για να παρουσιάσει όλε αυτέ τι ταινίε, ίσω περίπου όπω συμβαίνει και στην ταινία 12 Monkeys του 1995 του Τέρι Γίλιαμ, αγαπημένου σκηνοθέτη. Ε, Χαρακτηριστικά αναφέρω την ταινία Brazil την οποία αγαπώ του Τέρι Γίλιαμ, και επίση την ταινία The Adventures of Baron Manshousen, οι περιπέτεια του Baron Menhousen. Αλλά εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη ταινία που έχει να κάνει με το Time Travel, με το ταξίδι στον χρόνο, του 12 πυθίκου. Ε, με τον Bruce Willis και τον Brad Pitt και άλλους ε, ωραίους ισοποιούς Το 12 monkeys του 1995 ε, Πολύ ιδιαίτερη ταινία Time Travel Με πολλά παράδοξα του ταξιδιού στο χρόνο Και αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνουμε και προς πίσω ένα μη γραμμικό ταξίδι στο χρόνο Για να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις ταινίες Φυσικά ε, ένα μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά παίζει και η συγχρονικότητα Οι συμπτώσει εντό εισαγωγικών με νόημα Έχω αφιερώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη συγχρονικότητα στο βιβλίο μου Paranormal και για το τι παίζει με αυτή την ιστορία με τις συνεχείς συμπτώσει με νόημα. Στο οποίο παραπέμπω του συνταξιδιώτε, του αληθινού συνταξιδιώτε μου που ενδιαφέρονται στα αλήθεια για αυτά τα ζητήματα, εκεί θα, τους θα βοηθούν πάρα πολύ, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο για, το για του χρόνου ταξιδιώτε και τα ταξίδια στο χρόνο που έχω στο βιβλίο Paranormal, αλλά και στο κεφάλαιο αυτό το μεγάλο για τη συγχρονικότητα. Επενθυμίζω ξανά ότι μπορείτε να αποκτήσετε το βιβλίο Paranormal, το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, ένα μεγάλο πακέτο γνώσης, ενημερώσεων, updates, αποδείξεων και διηγήσεων πρωτότυπων ιδεών κλπ. Τα πάντα όσα θα θέλετε να μάθετε για το «Παρανόρμαλ», μια μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική βιβλιογραφία που καλύφθηκε ελπίζω και θα το δείτε αυτό εσείς που το, θα το κρίνετε μάλλον εσείς που θα το αποκτήσετε μπορείτε να το αποκτήσετε μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange στο ίσω e που υπάρχει εκεί και να σας αποσταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο Μιλώντας λοιπόν για συμπτώσεις ξεχωρίζω μια ταινία που δεν είναι πολύ γνωστή είναι λίγο παλιά και δεν τη θυμούνται πλέον πολύ ή δεν την ξέρουν καν του Μάρτιν Σκορτσέζε η ταινία αυτή λέγεται «After Hours». «After Hours». Νομίζω στα ελληνικά έχει μεταφερθεί με τον τίτλο «Μετά τα Μεσάνυχτα». Το 1985. Μάρτιν Σκορτσέζε. 1985. «After Hours». Μια καταπληκτική ταινία στην οποία υπάρχει μία συνεχής εξελισσόμενη συχρονικότητα. Συμπτώσεις πάνω στις συμπτώσεις, πάνω στι συμπτώσεις όλο και πιο παράξενες. Ένας άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του και έχει χάσει τα κλειδιά του και δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του χαμένος στους δρόμους της Νέας Υόρκης και σε καταστάσεις απίστευτες ακολουθώντα απίστευτες συγχρονικότητε που του συμβαίνουν. Ε, αυτός που ενδιαφέρεται πολύ, ο συνταξιδιώτης ή η συνταξιδιώτησα που ενδιαφέρεται πολύ και η συγκυβερνήτρα εδώ που τα λέμε νομίζω δεν την έχει δει. Πρέπει να τη δει. Ε, είναι το After Hours του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1985. Η επιτομή του Συγκ και ε, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μηνία εδώ στην κατάληξη του αφιρώματος αυτού, να κάνω μια ιδιαίτερη μηνία στον David Lynch, Έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες εποχής μας, αν όχι ο μεγαλύτερος. Ένας από τους 4, 5, 6, 7 αγαπημένους μου σκηνοθέτες, ίσως ο πιο αγαπημένος μου. Ε, φυσικά το πιο παρανόρμα αλλά του είναι το Twin Peaks, η, η σειρά αυτή, η παλιά του 90 99, τα δύο πρώτα seasons. Και το καινούριο τρίτο σύζονο που παρουσίασε τώρα το 2020, νομίζω, 19-20, ε, είναι πραγματικά αριστουργήματα του Paranormal με τεράστιο background μυστικιστικό από πίσω και, πολλά παρα, και από τα πιο παράξενα πράγματα που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Αλλά θα αναφερθούμε σε αυτά λεπτομερώς, εγώ και η συγκυβενήτριά μου, σε αυτό το επίμαχο και αναμενόμενο Paranormal αφιέρωμα των TV series, των τηλεοπτικών σειρών που θα κάνουμε σύντομα ελπίζω. Ε, θέλω να ξεχωρίσω όμως την ταινία του Mulholland Drive του 2001. Νομίζω είναι το αριστούργημα του David Lynch. Είναι ίσως η πιο paranormal ταινία του. Φυσικά όλες οι ταινίες του Lynch με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι paranormal, Αλλά αυτή ειδικά, το Mulholland Drive του 2001, νομίζω εκτός από ότι είναι ένα αριστούργημα του σύγχρονου κινηματογράφου, είναι και ένα από τα αριστούργηματα των ταινιών του David Lynch. Mulholland Drive είναι ο περιφερειακός του Hollywood. Ε, μια περιοχή που, που περνάει μέσα από τα Beverly Hills, α πούμε, έτσι και από κάτω. Το έχω επισκεφτεί φυσικά, ε, αναζητώντα εκεί τι εναλλακτικέ πραγματικότητε που παρουσιάζει. Και τα χωροχρονικά μυστήρια που παρουσιάζει ο Ντέιβιτ Λίντ μέσα στο Mulholland Drive με τον πιο paranormal τρόπο και την πιο paranormal εξέλιξη χαρακτήρων. Ένα από τα μυστικά των ταινιών του Ντέιβιτ Λίντ που ε, συμβαίνει, το χρησιμοποιεί συχνά και το χρησιμοποιεί σαφέστατα σε αυτές, τουλάχιστον σε αυτέ τι δύο ταινίε, δηλαδή στο Lost Highway και στο Mulholland Drive, είναι ότι δεν αρχίζει η ταινία από την αρχή του σεναρίου. Η αρχή του σεναρίου είναι κάπου στη μέση τη ταινία. <encima> και έτσι η ταινία είναι, α πούμε, ένα το φίδι που τρώει την ουρά του. Δηλαδή, δεν τελειώνει ποτέ, δεν αρχίζει ποτέ. Κάνει αυτό το κόλπο. Γι' αυτό σε πολλού, επειδή δεν είναι γραμμική η παρουσίαση της, του σεναρίου, τι θεωρούν λίγο καταλαβήθηκε τη ταινία του Λίντ. Αλλά φέρουν αυτό το παράδειγμα για να βοηθηθείτε εσεί, οι λάτρε του παράξενου και του παράξενου κινηματογράφου ή και του Ντέιβιτ Lynch. Παρατηρήστε λοιπόν αυτό, ότι ε, ισχύει και στο Lost Highway και στο Mulholland Drive ότι η ταινία αρχίζει. Λογαριάστε ότι η ταινία αρχίζει στη μέση περίπου. Συνεχίζει το τέλος, συνεχίζει από το τέλος στην αρχή και ξαναπάει στη μέση κλπ. Με λίγα λόγια αρχίζει με τη μέση. Ε, οπότε, αυτό είναι μια καλή συμβουλή για την παρακολούθηση κάποιων από τις ταινίες του Ντέιβιτ Lynch, paranormal αλιστούργημα του, οποίου θεωρώ ότι είναι το Μαλχόλαντ Drive του 2001. Τέλος, θέλω να καταλήξω... Ε, σε μία ταινία η οποία θα είναι η τελευταία που θα αναφέρω σήμερα σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για το Paranormal Cinema. αφού αναφέρθηκα σε τόσε πολλές ταινίες να αναφέρω μία από τις πολύ αγαπημένες μου παρανόρμαλ ταινίες αλλά και γενικώ αγαπημένες μου ταινίες που δεν είναι πολύ γνωστοί αλλά αυτοί που ασχολούνται με το cult strange Cinema, την ξέρουν σίγουρα είναι η ταινία Carnival of Souls το Καρναβάλι ή τέλος πάντων Το Luna Park πείτε το όπως θέλετε Των ψυχών, Carnival of Souls Η ταινία είναι, του, είναι ασπρόμαυρη Είναι του 1962 Και είναι του Herc Harvey Μια Πραγματικά μοναδική και αριστουργηματική ταινία με τον τρόπο τη. Είναι πραγματικά μια ταινία η οποία μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση από την πρώτη φορά που την είδα μέχρι την πεντηκοστή που την έχω δει. Είναι από τι αγαπημένε μου, το Carnival of Souls. Όπου έχουμε την περιπέτεια μια γυναίκα η οποία πηγαίνει σε μια. Α, α, έχει, μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έχει. τέλο πάντων προσπαθώντα να ξεφύγει από τα τραύματά τη, α πούμε και τα ψυχολογικά τη πηγαίνει πούμε σε μια παράξενη πόλη... όπου εκεί θέλει να εργαστεί σε μια εκκλησία... ως οργανοπέκτρια αςούμε αυτού του εκκλησιαστικού οργάνου... αυτού του τεράστιο αρμόνιου που έχουν αυτές οι εκκλησίες... οι Αμερικάνικες. Και παίζει αυτό το αρμόνιο... νοικιάζει ένα δωμάτιο σε ένα παράξενο σπίτι... όπου νοικιάζει δωμάτια μια παλαβία και κυρία... γνωρίζει εκεί ένα παράξενο τύπο... Και τέλο πάντων έλκεται τελικά από μια περιοχή εγκατελειμμένη, προφανώς στοιχειωμένη, όπου υπάρχει ένα τεράστιο, ας το πούμε, Λούνα Πάρκ, ένα theme park, το οποίο είναι εγκατελημένο. Και στοιχείώνεται από οράματα, από παράξενες χωροχρονικές διαταραχές, από δείγματα εναλλακτικών πραγματικοτήτων, φαντάσματα που την κυνηγάνε, δεν θέλω να κάνω το spoiler. Είναι πραγματικά μια αριστογηματική ταινία και από άποψη φωτογραφίας και από άποψη συναριού και από άποψη σκηνοθεσίας από τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε και χαμένο μετά σκηνοθέτη Herc Harvey του 1962. Είναι μια ταινία ορόσημο του underground κινηματογράφου και του cult κινηματογράφου και φυσικά του paranormal cinema, την οποία βάζω στο zenith του σημερινού αφιερώματο στο ε, paranormal cinema. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Μ' ακούει κανείς εκεί έξω. Είμαι το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Παρουσιάσαμε από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σήμερα, που κάνουμε την εκπομπή μα κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, καθώ αναμεταδίδεται από το Ιντερνετ Ρέτιου Αλμπίντο 14. Παρουσιάσαμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και η εκπομπή αυτή είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στη συγκυβερνήτριά μου, η οποία με να την συνθέσω και να την παρουσιάσω και με βοήθησε πολύ σε αυτό και την αφιερώνω στη συγκυβερνήτριά μου τη σημερινή εκπομπή το αφιέρωμά μας στο Paranormal Cinema και φυσικά αφ της αφιερώνω και το Paranormal Βιβλίο μου από το οποίο ε, πρόφαση αντιλήσαμε για να κάνουμε αυτό το κινηματογραφικό αφιέρωμα των ταινιών αυτών το οποίο βιβλίο μου είναι το απόλυτο βιβλίο για το paranormal, σχετίζεται πάρα πολύ με όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, είναι συνοδευτική η εκπομπή του βιβλίου και μπορείτε όπως σας είπα να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και να σας ταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Εκεί θα κάνετε πολύ μεγάλη περιπέτεια δαινοτική και ταξίδι μεγάλο μέσα σε όλα αυτά τα οποία ε, θίγονται με καλλιτεχνικό τρόπο στις ταινίε, αυτές και σε πολλές άλλες. Δεν κατάφερα βέβαια να αναφερθώ σε όλες τις παρανόρμαλ ταινίε που υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αρκετές τις οποίες θεωρώ εγώ σημαντικές. Ε, κι έτσι, ε, καθώς περιμένουμε να συνθέσουμε και να παρουσιάσουμε, ελπίζω σύντομα το αντίστοιχο παρανόρμαλ αφιέρωμα στα TV series, Paranormal TV, ε, στις τηλεοπτικές σειρές δηλαδή, ε, δεσμεύομαι λοιπόν ότι θα το κάνουμε κι αυτό, μέσα σε αυτή τη βραδιά ήρθε η ώρα να απομακρυνθεί από εσά ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Συγχωρήστε μα που λείψαμε από τι συχνότητε για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα συνεχίσουμε ακάθεξ τι εκπομπέ μα, καλύπτοντα αυτό το κενό. Και σα ευχαριστώ όλου του συνταξιδιώτε μου που με συντροφεύσατε σε αυτή τη μικρή οδύση στον Paranormal κινηματογράφο. Ελπίζω να ερέθησα τι κινηματογραφικέ ανησυχίε σα, αλλά και τι ερευνητικέ. Να σημειώσατε πολλά από αυτά που είπα και να εξερευνήσετε και μόνοι σας όλες αυτές τις καταπληκτικές ταινίες του παρανόρμαλ σίνεμα του οποίου σας παρουσιάσαμε σήμερα με χαρά αφιερωμένο η εκπομπή στη συγκυβερνήτρια και σε όλους αυτούς τους δημιουργούς, τους κινηματογραφιστές που μας έδωσαν όλη αυτή την οδήσία του paranormal μέσα από τις ωραίες αυτές και ενδιαφέρουσε ταινίες τους. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε ο μυστικός διαστημικός σταθμό απομακρύνεται, σα χαιρετούμε συνταξιδιώτες μας και ευχόμαστε αντίσταση. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Γεια σας! The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Fixed to the sacred place. This ain't a dream. I can't escape. More some things, but picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night, when the moon is bright, someone cries for her being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery my life again I don't want to be buried in a bed cemetery I don't want to live my life feel a chill, victory's green and flesh is riding away Skeleton dance, I curse these days And at night when the wolves cry out Listen close and you can't hear me, Shell I don't wanna be buried in a big cemetery